Ε, να αρχίσουμε με κάποιες ευχαριστίες. Καταρχήν ευχαριστούμε σάς που ήρθατε, τους ομιλητές ε, που θα τους παρουσιάσω σε λίγο. Το Εργατικό Κέντρο για την Φιλοξενία, την Αντιεξουσιαστική Κίνηση Σαλονίκης που μας έδωσε τη μικροφωνική για την εκδήλωση. Ε, και τέλος τον σχεδιαστή της αφίσας μας ήρθε... Θέλω να Για πάρω, γιατί πολλή ρε που Ο Πλατήπους είναι μια διεθνής ομάδα και εμείς ως μέρος της εδώ στην Ελλάδα ε, δραστηριοποιούμαστε εδώ και ένα χρόνο περίπου με διάφορες εκδηλώσεις και συζητήσεις, ομάδες μελέτης, μεταφράσεις και δημοσιεύσεις ε, που έχουν να κάνουν με τη φιλοξένηση μιας κριτικής συζήτησης για την αριστερά σήμερα. Λίγο πιο συγκεκριμένα Κάθε Παρασκευή 6 με 9, στο στέκ λόγων φοιτητών φιλοσοφικής, έχουμε μία μαρξιστική ομάδα μελέτης και κάθε Σάββατο κάποιες άτοιπες συναντήσεις, συζήτησεις για την πολιτική επικαιρότητα κτλ. Επίσης, μία δική μας ομάδα μελέτης έχει ξεκινήσει εδώ και λίγο καιρό στην Αθήνα και μόλις πρόσφατα μία στη για να μην, σας, να μην τρειώ το χρόνο με όλα αυτά, μπορείτε να δείτε επιπλέον λεπτομέρειε λεπτομέρειες στο site μας στο internet. Τώρα στα τη σημερινής εκδήλωσης, που το θέμα της είναι δημοκρατία και αριστερά, καταρχήν να τονίσω τον διεθνή χαρακτήρα της. Με το ίδιο σκεπτικό έγιναν ήδη παρόμοιες εκδήλώσεις στο Halifax του Καναδά και στη Φραγκφούρτη, στη Γερμανία. Και θα ακολουθήσουν και άλλες στις αρχές του νέου έτους με η γίνει στο Λονδίνο. Η ομάδα μας εδώ συμμετείχε πολύ ενεργά στη διαμόρφωση του σκεπτικού της εκδήλωσης και των ερωτήσεων που θέτουμε υπόψη των ομιλητών, τις οποίες, για να μην τις διαβάσουμε, ε, τις τυπώσαμε και ελπίζω να τις έχετε ήδη προμηθευτεί, βρίσκοντας εκείνο τον πάγκο. Ε, συγγνώμη για τη μορφοποίηση, έγινε λίγο βιαστικά, είναι λίγο μικρά τα γράμματα, αλλά εντάξει. Τώρα, για τα διαδικαστικά, Ναι, αδιόρροπα, αν μπορεί να δώσει τον κόσμο. Είναι, είναι ενδεικτικέ ερωτήσει, δεν περιμένουν να απαντηθούν όλες. Ναι. Πιο πολύ για τον προβληματισμό. Τώρα, στα διαδικαστικά, κάθε ομιλητής θα έχει 10 λεπτά για τις εισαγωγικέ του παρατηρήσεις. Στη συνέχεια. Θα δώσω και πάλι 2 με 3 λεπτά σε κάθε ομιλητή για να σχολιάσει, αν θέλει, τις υπόλοιπες ομιλίες. Και στη συνέχεια θα ανοίξουμε τη συζήτηση σε εσά για ερωτήσεις, σχόλια και τοποθετήσεις. Η εκδήλωση μαγνητοφωνείται και μαγνητοσκοπείται και αν θέλετε να περιορίστεί όσο γίνεται το κάπνισμα. Τώρα για τους ομιλητές, να ξεκινήσω από τα αριστερά μου, δεξιά σας. Ναι, προς τα δεξιά μου. Ο, ο Βασίλης ο είναι στέλεχος του Κουκουέμουλου, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Μαρξικού Λενιστικού. Ε, έχει γράψει αρκετά βιβλία, το τελευταίο που λέγεται «Η αριστερά απέναντι στον εαυτό τη εκδόσεις προλεταριακή σημαία». Δίπλα μου ο Σάβας ο Μιχαήλ, του ΕΕΚ, Επίσης, με μεγάλες δημοσιεύσεις, το τελευταίο του βιβλίο λέγεται «Γόλεμ, Ήπεριϊποκειμένου και άλλων φαντασμάτων από εκδόσει Άγρα». Ο Μιχάλης Σομπαρτζίδης είναι διδάκτορ φιλοσοφίας, επίσης έχει πολλές δημοσιεύσεις, είναι μέλος στη Συντακτική Επιτροπή του Περιοδικού Θέσης και συμμετέχει στο Κοινωνικό Εργαστήριο Θεσσαλονίκη. διδάσκει στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδα και επιμελείται έναν υποδημοσίευση τόμο για τη διατομικότητα από εκδόσει νήσως. Ε, και τέλος, ο Γιώργος Οικονόμου, επίσης διδάκτρος φιλοσοφίας, με συγγραφικό έργο και αυτός, σημαντικό, το τελευταίο του βιβλίο λέγεται από την κρίση του κοινοβουλευτισμού στη δημοκρατία. Ε, αυτά εκ μέρου μου. Θα ξεκινήσει ο Βασίλης. Κομπούμε. Καταρχάς, εγώ από τη μεριά μου θα να ευχαριστήσω τον ε, Πλατήποδα για την πρόσκληση. Ε, να χαιρετίσω τη δικιά σας παρουσία εδώ, όπως και το συγμισηγητό εδώ αυτής και να προχωρήσω στην τοποθέτηση. Αγαπητοί φίλοι, νομίζω ότι το θέμα της συζήτησής μας, όπως προσδιορίζεται και από τη μεριά των διοργανωτών, Συνδέεται άμεσα με τι εξελίξει στη χώρα μα και τον κόσμο. Το έργο των θεμάτων είναι τόσο που είναι πρακτικά αδύνατο να πιαστούν στα πλαίσια μια σύντομη ομιλία. Αλλά και αυτά στα οποία θα αναφερθώ θα είμαι αναγκαστικά σύντομο, παρόλο τον κίνδυνο να μην γίνεται έτσι ολοκληρωμένα κατανοητή η ουσία των απόψεών. Α αναφερθώ καταρχά στο ζήτημα τη δημοκρατία. Όσο με αφορά, το αντιλαμβάνομαι καταρχά ένα σύστημα πολιτική λειτουργία. Πιο συγκεκριμένα, σαν το σύνολο των τρόπων, ορβών, θεσμών μέσω των οποίων τα μέλη μια κοινωνία διαμορφώνουν του όρου, του κανόνε τη οικονομική, κοινωνική και πολιτική του ζωή. Ιδιαίτερη σημασία και βάρο έχουν οι αντιλήψεις στη βάση των οποίων παίρνει ή καλύτερα θα όφιλε να παίρνει το περιεχόμενό τη αυτή η λειτουργία. Αναφέρομαι στι έννοιε τη ισότητα, τη ελευθερία, τη κοινωνική δικαιοσύνη, τη δυνατότητα των μερών μια κοινωνία να ορίζουν τη αυτη η λειτουργια αναφερομαι στι εννοιε τη ισοτητα τη ελευθερια τη κοινωνικη δικαιοσυνη τη δυνατοτητα στο μερων κοινωνια να οριζουν τη ζωη του. Σε σχέση με αυτά, ορισμένε παρατηρήσει. Πρώτον, δεν ήταν πάντα έτσι. Επιχειλιετία η ανθρωπότητα έρισε κάτω από την κυριαρχία αντιλήψεων που σε διάφορε παραλλαγέ υποστήριζαν πω η φυσική τάξη πραγμάτων, συσταγωγικά, θέλει του ανθρώπου διαχωρισμένου. Σε ελεύθερου και δούλου, σε ευγενεί και δουλειοπάλου, σε εκλεκτού και εκατότερου, στην ελίτ και την πλέμπα. Μια έκβαση αυτών των διαχωρισμών συναντάμε και στην Αθηναϊκή Δημοκρατία που τόσο εμπνέει σήμερα τόσο πολλού. Όσο τουλάχιστον μια φορά δεν μπορώ να προσπεράσω το ότι αυτή η δημοκρατία εδραζόταν πάνω στο αρισσόδημα 400.000 χιλιάδων δούλων. Με τον ίδιο ακριβώ τρόπο που δεν εμπλέωμα καθόλου στην προοπτική μιας δημοκρατίας που θα εδράζεται πάνω στην εκμετάλλευση και καταπίεση των δισεκατομμυρίων των κολλασμένων τη γης. Δεύτερο, χρειάστηκαν πολλοί και σκληροί αγώνες και να γυθεί πολύ αίμα, για να καταναγκηθούν προλήψει αιώνων και κυρίω η αντίδραση των κρατούμενων μέχρι ότου αυτά καθιερωθούν σαν πανανθρώπινε αξίε. Τρίτο, το ότι αποτελούν μια ισχυρή παρακαταθήκη εδρεωμένη πλέον στη συνειδητή των λαϊκών μαζών, το δείχνει το ότι και εκείνοι που δεν τι αποδέχονται και τι παραβιάζουν σε κάθε ευκαιρία, αισθάνονται αναγκασμένοι υποκριτικά έστω να τι αναγνωρίζουν εντό εισαγωγικών. Τέταρτο, από την άλλη μεριά, ωστόσο. Το ότι σε όλο τον κόσμο παραδιάζονται καθημερινά δείχνει ότι δεν αρκεί η τυπική αναγνώρισή του ω για να διασφαλίζεται η ισχύς και η εφαρμογή του. Πολύ περισσότερο που στους καιρού μα και στα πλαίσια των συνολικότερων ανατροπών που έχουν συντελεστεί, βλέπουμε όχι μόνο να βαθαίνει το χάσμα ανάμεσα στου πάνω και του κάτω, αλλά και του δυνάμει των λαών να επιζητούν θρασίτατα την αναγνώριση, δικαίωση και νομιμοποίησή του. Αυτέ οι διαπιστώσει θα πρέπει να μας οδηγήσουν στο να πάμε και πέρα από ιδέες και αντιλήψει στο να αναζητήσουμε του όρου στη βάση των οποίων τα πράγματα διαμορφώνονται προ τη μία και την άλλη κατεύθυνση. Το πρώτο που ευφύνουμε να δούμε είναι ότι ο οποιοδήποτε σύστημα πολιτικής λειτουργίας και στην οποιοδήποτε μορφή του δεν στέκεται στον αέρα. Εδράζεται πάνω στην οικονομική, κοινωνική, ταξική του βάση και διαμορφώνεται η λειτουργή ανάλογα. Με αυτή την έννοια δεν έχουν κανένα απολύτω νόημα σχήματα και αρχιτεκτονικέ ιδανικής δημοκρατική λειτουργία που σχεδιάζονται ερήμην των πραγματικών κοινωνικών δεδομένων. Που προσπερνούν το πώ είναι συγκροτημένη η οικονομική κοινωνική βάση, πώ είναι διαμορφωμένε οι τάξεις, ποια οι θέσει και ο ρόλο τη κάθε μια, ποιε οι σχέσει και αντιθέσει του, ποιοι οι ταξικοί, κοινωνικοί και πολιτικοί συσχετισμοί. Αλλά ακόμα και έτσι. Θα πρέπει να παίρνετε υπόψη ότι αυτοί οι ισχυρισμοί δεν είναι κάτι στατικό, αλλά μεταβάλλονται, διαμορφώνονται διαρκώ μέσα στι συνθήκε και με όρου ταξική πάλη. Με αυτή την έννοια, και η δημοκρατία, όπω και αν την ορίσουν, αποτελεί και αυτή ένα διαρκέ ζητούμενο, ένα ζήτημα πάλη. Α περάσω ωστόσο στην περιοχή των συγκεκριμένων σημερινών πολιτικών εξελίξεων. Η επίθεση των δυνάμεων του συστήματο ενάντια στον κόσμο τη δουλειά και συνολικά του λαού. Έχει δημιουργήσει μια πολύ αρνητική κατάσταση. Απέναντί τη, αναπτύσσεται η αντίσταση και η πάλη των λαών, ενώ ταυτόχρονα έχει ανοίξει και μια μεγάλη συζήτηση. Στα πλαίσια τη, διάφοροι παράγοντε, πολιτικέ δυνάμει και κύκλοι τη διανόηση ανάγουν το όλο ζήτημα σε πρόβλημα δημοκρατία, τόσο ω προ τι αιτίε μια τέτοια εξέλιξη, όσο και σε σχέση με την αντιμετώπιση τη. Το σχήμα θεώρηση που χρησιμοποιείται έχει σαν κεντρικό τη η επικράτηση των λιοφιλελεύθερων αντιλήψεων στην οικονομία και την πολιτική. Αυτή θεωρείται ότι σοβαρή στην την υποχώρηση του κράτους απέναντι στα αγορές καθώς τον ονομάζουν. Αυτή θεωρείται ότι σοβαρή στην την υποχώρηση του κράτους απέναντι στα αγορές καθώς τον ονομάζουν. Και η οποία συνελέστηκε σε συνδυασμό με την ανεπάρκεια των κυβερνώντων που αποδέχθηκαν και συμβολεύτηκαν με μια τέτοια εξέλιξη. Αυτή η κυριαρχία των αγορών ήταν που οδήγησε, κατά την άποψη αυτή, στη σημερινή κατάσταση και ταυτόχρονα ένα έλλειμμα δημοκρατία που τη στηρίζει και την αναπαράγει. Σε αυτή τη βάση θεωρείται πω η απάντηση στο πρόβλημα βρίσκεται στην ανατροπή των νεοφιλελεύθερων κατευθύνσεων. Μια ανατροπή που θα έρθει μέσα από την αποκατάσταση των όρων δημοκρατική λειτουργία. Που θα δώσει τη δυνατότητα να εκφραστούν οι πραγματικέ διαθέσει του κόσμου, που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων ηγεσιών, οι οποίε και θα ελέγξουν την ασυνδοσία των αγορών, θα εφαρμόσουν μια άλλη πολιτική κλπ. Καιλπ. Μια τέτοια αντιμετώπιση του ζητήματο έχει σαν βάση και αφετηρία τη μια ορισμένη θεώρηση τη πραγματικότητα. Πιο συγκεκριμένα του καπιταλιστικού ή υπεριαλιστικού συστήματο, που στου καιρού μα καθορίζει κυριαρχικά αυτή την πραγματικότητα. Το κεντρικό τη στοιχείο η αντιμετώπιση του σαν ένα σύστημα που μπορεί να, να αυτομεταρρυθμίζεται, να γίνεται καλύτερο με βάση τι δικέ του εσωτερικέ λειτουργίε. Σαν έκφραση αυτή τη δυνατότητα αναφέρονται κυρίω τι αλλαγέ που γίνανε τη μεταπολεμική περίοδο στι αναπτυγμένε καπιταλιστικά χώρε. Το λεγόμενο κοινωνικό κράτο, την κατοχήρωση δικαιωμάτων, την ανάπτυξη δημοκρατικών θεσμών κλπ. Αλλαγέ οι οποίε χαρακτηρίζονται σαν εκφράσει ενό νεωτερικού καπιταλισμού όπω τον ονομάζουν. Η ανατροπή αυτών των κατευθύνσεων με την επικράτηση του νεοφιλελευθερισμού ήταν που οδήγησε στη σημερινή κατάσταση, μια εξέλιξη που μπορεί και οφείλεται κατά την άποψη αυτή να αναστραφεί. Όσο με αφορά, θεωρώ ότι αυτό που συνιστούν αυτέ οι αντιλήψει είναι ένα φαινόμενο άρνησης τη πραγματικότητα. Το να θεωρεί κανεί ότι οι κοσμονοι... κοσμογονικού χαρακτήρα μεταβολέ που συνελέχθηκαν είτε στην πρώτη είτε στη δεύτερη περίπτωση υπήρξαν προϊόν κάποιων ιδεών και κάποιον πολιτικών αποφάσεων. Οι οποίε έτσι όπω πάρθηκαν, έτσι και μπορούν να ανατραπούν, σημαίνει πω είτε δεν έχει καταλάβει τίποτε είτε συνειδητά συγκαλύπτει τα πραγματικά δεδομένα του ζητήματο. Αυτέ οι ανατροπέ που διαδοχικά συνελέστηκαν προ τη μια και την αλληλεγγύη τη κατεύθυνση, δεν αποτελούν στην κύρια πλευρά τους παρά εκφράσει τη ταξική πάλη. Τον ισχυρισμό που διαμόρφωσε στην κάθε περίοδο, των τάσεων και δυναμικών που ανέδειξε. Και όσον αφορά την πρώτη μεταπολεμική περίοδο, ο κύριο παράγοντας βρίσκεται στην ορμητική άνοδο του εργατικού λαϊκού κινήματος, την ύπαρξη των σοσιαλιστικών χωρών και τι απειλεί που συνιστούσαν αυτά για την ίδια την ύπαρξη του κατελεστικού υπεριαλιστικού συστήματο. Απέναντι σε αυτή την απειλή, το σύστημα αναγκάστηκε να προσανατολιστεί στην κατεύθυνση διεύρυνση τη κοινωνική του βάση στήριξη με παραχωρήσει στα μεσοστρώματα και ρυθμίσει λίανση των εχμών των εργατικών λαϊκών διεκδικής. Αντίστοιχα, η ανατροπή αυτή τη κατεύθυνση δεν έγινε επειδή οι ηγεσίε του συστήματο δέχτηκαν την επιφύλαξη του πνεύματος του νεοφιλελευθερισμού, ούτε επειδή πάθανε κάποιο είδου ομαδική παράκτηση. Οι βασικέ αιτίε βρίσκονται στην ίδια τη φύση του συστήματο και αυτό που του έδωσε τη δυνατότητα να περάσουν σε μια επίθεση ανέρεθνη των προηγούμενων ήταν η ανατροπή των ταξιδιωτικών πολιτικών συσχετισμών εσωτερικά και διεθνώ σε βάρο των λαών. Μια ανατροπή που στη βάση τη βρίσκεται η υποχώρηση, η ήττα τελικά του εργατικού, επαναστατικού κομμουνιστικού κινήματο και η παλινόρθωση τη πρώην σοσιαλιστική Αυτή η άγνωση τη πραγματικότητα έχει και τι εξηγήσει τη. Η τέτοια ηλιοτική ανάγνωσή τη οδηγεί σε διαφορετικά συμπεράσματα και κυρίω σε διαφορετικέ πολιτικέ κατευθύνσεις. Οι παράγοντε, οι κύκλοι, οι πολιτικέ αλλά και οι κοινωνικέ δυνάμει που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αποτελούν τη βάση στήριξη αυτών των αντιλήψεων. Είχαν στην προηγούμενη κοινωνική διάταξη μια ορισμένη θέση και ρόλο και την αντίστοιχη διασφάλισή του. Αυτό που είμαι αγωνίως επιδιώκουν είναι μια ανανέωση του συμβολέου που του διασφαλίζει αυτή τη θέση, ένα είδο επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση. Μόνο που πατώνται. Επιστροφή δεν υπάρχει. Ο κόσμο θα προχωρήσει με βάση τι συνδεδεμένε, τι τάσει, τι δυναμικέ και δυνάμει που έχουν αναδειχθεί. Θα διαμορφωθεί με βάση του όρου τη μεγάλη αναμέτρηση που συνεδρίται στου καιρού μα ανάμεσα στι δυνάμεις του συστήματος αποδημιά και τον κόσμο τη δουλειά συνολικά του λαούς από την άλλη. Μια αναμέτρηση που η έκβασή της θα καθορίσει τη μορφή του κόσμου για όλη την επόμενη ιστορική περίοδο. Σε αυτή λοιπόν η αναμέτρηση ο καθένας διαλέγει την πλευρά με την οποία συντάσσεται. Άμεση σχέση με αυτό έχει και το ερώτημα για τις παλιέ και νέες μορφές συγκρότησης. Το πρώτο που νομίζω θα πρέπει να μας προσχολεί σε σχέση με αυτό είναι στη βάση ποιών ιδεών, αντιλήψεων, στόχων και προοπτική βλέπουμε αυτή τη συγκρότηση. Με βάση τις απαιτήσει που θέτει αυτή η αναμέτρηση ή στη βάση αυταπατών που αφοπλίζουν το κίνημα. Το δεύτερο, η αναγκαιότητα τη πολλήπλευρη και πολύμορφη συγκρότη, συγκρότηση των λαϊκών δυνάμεων. Από τι πιο πρωτογενεί μορφέ και αιστείε αντίσταση που ξεφυτρώνουν καθημερινά, μέχρι το ανώτερο πολιτικό επίπεδο. Ανεξάρτητα από παλιέ μορφέ, μόνο υπ' αυτού του όρου. Μπορούν να αντιπαρατεθούν αποτελεσματικά στην ισχύ τους μηχανισμούς και τις δυνάμεις του μηχανισμού και τι δυνάμει του συστήματο. Όσον αφορά τώρα το ερώτημα για τη σχέση του αγώνα τη εργατική τάξη με τη δημοκρατία, θα έλεγα ούτε το ένα ούτε το άλλο. Υπάρχει καταρχά ένα λάθο στη διατύπωση του ερωτήματο. Η μεταφορά μια πλάνη όσο αναφέρομαι στην αφομοίωση τη εργατική τάξη. Η εργατική τάξη δεν αφομοιώνεται ποτέ επειδή απλούστατα δεν γίνεται να αφομοιωθεί. Ο ρόλο και η θέση της στην παραγωγή, την κοινωνία, είναι φύση ανταγωνιστικό με την τάξη και το καπιταλιστικό σύστημα. Μπορεί να ιτάται στι αντιπαραθέσει τη, να αποδέχεται όλου του επιβάλλονται, αλλά δεν απομειώνεται ω τάξη. Όσον αφορά την πάτη για τη δημοκρατία, αποτελεί σημαντική μεν, αλλά πλευρά του συνολικού της αγώνα για υπεράσπιση και διεύρυνση των δικαιωμάτων τη και τη συνολική της της, τη χειραφέτηση τη συγκρότησή τη σε τάξη για τον εαυτό τη. Σε δύναμη που αποτελεί τον κορμό ισχύωση τη λαϊκή πάλη και ταυτόχρονα ανατροπή του κενταλιστικού συστήματο και οικοδόμηση μια άλλη μια σοσιαλιστική κοινωνία. Ακριβώ επειδή η ανατροπή τη κυριαρχία μια τάξη μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από μια άλλη τάξη. Ενώ στον ίδιο λόγο και η οικοδόμηση μια άλλη κοινωνία μπορεί να είναι έργο και πάλι μόνο μια τάξη. Τέλο για το ζήτημα τη επανάσταση και τη αναφορέ τη έγκριση και δένειο. Να παρατηρήσω καταρχά ότι απομόνωση κάποιων φράσεων δεν είναι ο καλύτερο τρόπο για την κατανόηση μια άποψη. Και όσον αφορά το Lenin, αυτό στο οποίο αναφέρεται είναι η κατάργηση του κράτου και η κατακολουθία και, το κρά... και του κράτου του Δήμου με το πέρασμα τη κοινωνία σε ένα ανώτερο... ανώτερο τη στάδιο. Αλλά μια και αυτό αφορά ένα απότερο μέλλον. Α ταθώ καλύτερα στο πιο κοντινό ζητούμενο που θέτει η αναφορά στον Έγκηρα και την αυταρχικότητα τη Επανάσταση. Σε σχέση με αυτό, και όσο τουλάχιστον μια φορά θεωρώ ότι μπορεί η Επανάσταση να εμφανίζεται σαν το αυταρχικότερο πράγμα, όπω λέγεται, είναι ωστόσο στην πραγματικότητα το πιο ουσιαστικά δημοκρατικό. Καμιά Επανάσταση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ποτέ και πουθενά, αν δεν στηρίζεται στην πολύπλευρη και πολύμορφη υποστήριξη τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού. Στην πραγματικότητα, η Επανάσταση αποτελεί τη συμπυκνωμένη σε μια ιστορική στιγμή και αναπτυγμένη στο ανώτερό τη σημείο θέληση του λαϊκών μαζών. Να αποτινάξουν την κυριαρχία των δυνάμεων που τι εκμεταλλεύονται και τι δυναστεύουν. Με αυτή την έννοια, αποτελεί την κορυφαία έκφραση τη πιο ενεργητική και αποφασιστική δημοκρατική συμμετοχή του στη διαμόρφωση των νόμων τη ζωή του. Με τον ίδιο τρόπο, αντιλαμβάνομαι και τι ενέργειε που, που εμφανίζονται να έχουν αυταρχική μορφή. Η συντηρή σχέσεων, δομών και μορφών που χαρακτηρίζουν την προηγούμενη κατάσταση αποτελεί και αυτή έκπληξη τη σωρευόμενη επιχρόνια και συμπυκνωμένη. Αντίθεση των λαϊκών μαζών σε αυτέ τι σχέσει. Για να το θέσω διαφορετικά. Το μόνο που δεν βλέπω στο γκρέμισμα τη Βασίλης είναι ο αυταρχισμό εκείνο που πιάσαν του κασμάδε. Σα ευχαριστώ. Καλησπέρα σα, και σύντροφοι και συντρόφιστε, φίλοι και φίλε, ευχαριστώ και εγώ ω για την ευγενική πρόσκληση και την ευκαιρία να μοιραστώ μαζί σα ορισμένε σκέψει γύρω από ένα θέμα που όντω έχει μεγάλη επικαιρότητα και επίγοντα χαρακτήρα για του αγώνε που ήδη διεξάγονται διεθνώ στην Ευρώπη και στη χώρα μα και θα αρχίσω από ένα μείζον συμβάν της, ε, του παρόμπτωσης. Γιατί όπως και είπα προχθές σε μια άλλη εκδήλωση του πολύ πετυχημένη του κοινωνικού εργαστηρίου, το παρόν είναι η αρένα που δίνεται σήμερα η μάχη, καθώ η αυτή η χωρίς προηγούμενο παγκόσμια συστημική, δομική και ιστορική κρίση του καπιταλισμού, απ' τον χρόνο, δημιουργεί εκατομμύρια ανθρώπους που δεν έχουν κανένα μέλλον και ένα διαλυμένο παρόν. Το παρόν δεν διαλύεται, αλλά ακόμα παραμένει το πεδίο της μάχης μας. Το πως που διεξάγεται «Ο κοινωνικός πόλεμος σε παγκόσμια κλίμακα». Και πολλά μαθήματα μπορούμε να βγάλουμε από αυτέ τις μέρε και μάλιστα σήμερα, το παρόν. Από μια πλατεία το οποίοι είναι εμβληματική κατά τη γνώμη μου, τα τελευταία δύο χρόνια για τους επαναστατικούς αγώνες στον ολόκληρο πλανήτη, ενώ την πλατεία τα Χρύερ. Ξέρετε ότι μετά από την ανατροπή της μου Μουμπάρακ και την προσπάθεια ανασυγκρότησης των αντιδραστικών δυνάμεων κάτω από νέου Μανδίες και με την άμεση παρέμβαση του υπερειονισμού, ένα χαρτί το οποίο παίξανε και πέσουν ακόμα μεγάλο, είναι αυτό των αδερφών μουσουλμάνων, το οποίο μόνο στην τελευταία στιγμή μπήκανε στο παιχνίδι της μάχης, αφού είδαν ότι το προηγούμενο καταστώς είδαν έλπτωνα με ανατραπή από τις Αιγυπτιακές εργαζόμενε και προβλώς μενολογιστικές μάζες. Λοιπόν, δεν είναι άγνωστο ότι αυτή την οργάνωση που τον χρόνο, όπως μετά από αυτέ τι επαναστατικέ ανατροπέ που πήραν τον όνομα Αραβική Άνοιξη, τι χρησιμοποιεί ο υπεραλισμό και ιδιαίτερα ο αυτή τη στιγμή, σαν το χαρτί του για να αναχαιτήσει αυτή την επαναστατική διαδικασία σε Αίγυπτο, Λιβύη, Συρία, με αυτό το χαρτί που παίζει πρώτα απ' όλα. Θυμίζω την επίσκεψη Κλίντον, τη Χίλαρη Κλίντον, πριν την ανάληψη την Προεδρία τελικά της μεταβίβασης προεδρία από τους στρατιωτικούς στον Μόρση, όπως και τη στάση του Αιγύπτιου αδερφού μουσουλμάνου Προέδρου στην στη πρόσφατη γενοκτονική επίθεση των σιονιστών κατά της Γάζας, που χάρη τον Μεσολαβητικό του τη Θεδερόλο, και και ένα μεγάλο δάνειο από το δούνε του, με την επάδριον της εκχειρίας. Και φυσικά, βλέποντας ότι έχει γερές πλάτες, προχώρησε κυριολεκτικά στην επιβολή δικτατορικών, στο να αναλάβει τη θέση του δικτάτορα, του νέου Φαραώ που λένε και η γύπτη διαδηλωτές αντιά του. Και έτσι έβαλε εκείνον το διάταγμα, εκωτήθηκε κατά των δικαστών, αλλά το οποίο ουσιαστικά ήταν συγκέντωση των εξουσιών σακευή του για να προχωρήσουν σε ένα σύνταγμα αντιδραστικό, καθώς η λεγόμενη συνέλευση που έχουν είναι κυριαρχείται από τους αδελφού μουσουλμάνους αλλά με τους τύπους της αστική κοινοβουλευτικής δημοκρατίας που εντήθεται πλέον. Τα τους γίνανε εκλογέ. Λοιπόν, δόθηκαν αυτέ οι μάχες, σκοτώθηκαν άνθρωποι αυτέ τις μέρες. κατέβηκαν τα τάξη και υπεράσπισαν το προεδρικό με, με, με το ε, μέγαρο από το λαό. Και σήμερα υποχρεωθεί και ο Μόσης να πάρει πίσω το διάταγμα αυτό το δημοστιγό. Πρόβλημας δεν τέλειωσε. Μια επιμέρους μάχη κερδίθηκε όμως. Δεν ξέρουν την επόμενη στιγμή τι θα γίνει. Σίγουρα θα αντιπιτεθούν. Τίποτα δεν είναι τέλος. Αλλά πιστεύω είναι εμβληματική αυτή η σύγκρουση αυτού του επαναστατημένου λαού. Με κάθε είδου ατρίκελα που θέλουν να κουβεντάρουν τη δικιά του μοίρα. Παρόλε τι ιδιαιτερότητε που έχει η περίπτωση τη Συγκυπριακή και γενικότερα τη Αραβική Άνοιξη, άλλοι τα ιστορικά προβλήματα άλλη δέτη μιας δημοκρατικής αστικής επανάστασης που πότε τον ολοκληρώθηκε για την περιοριστική και τα Ρεστ. δεν μπορεί να μειδει κανένα στι κοινωνικές ρίζες που περιοδοτήσαν την εξέγερση και η οποία δεν μπορεί να περιοριστεί σε μια εξέγερση απλώς για την αλλαγή πολιτικού καταστώτως. Το ζήτημα δεν ήταν απλώ να πέσει η δικτατορία του Μπέναλή στην Ισία η δικτατορία του Μουμπάρακ. Σίγουρα ήταν μια μάχη για ελευθεριά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία εκεί, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά μπορούμε να πούμε, πως μια από τις ερωτήσεις, ότι το κεντρικό ήταν το θέμα δημοκρατία. Για ποια δημοκρατία, ποιες τάξεις, ενάντια ποιους, κτλ. Τα, τα γνωστά ερωτήματα. Σίγουρα ζητήσαν ελευθερία. Σίγουρα δημοκρατικά δικαιώματα βρισκόταν γραμμένα στη σημαία των εξεγερμένων. Στηνταχρή, στην Ταχρήρη, στην Κάσπα, ή σε όλη την Αφγανιστάν, από την Ιεμένη μέχρι το Μαρόκο ή την Ιορδανία, μην ξεχνάμε πρόσφατα. Αλλά εδώ έχει μια επαναστατική διαδικασία με ένα βαθύ κοινωνικό περιεχόμενο και όχι απλό περιορισμένο σε πολιτικού δημοκρατικού στόχου. Δεν μπορεί κανένα να ξεχάσει. Η ολη την απο την μεχρι το μαροκο η την ιορδανια μην ξεχναμε άπτα έπιασε με τον κίνικη, την εμπληματική μορφή, τον γρηγορόπουλο του το αραβικού κόσμου που λέγεται Μουχάμματ Μπουαζίζη, το νεαρό εκείνο που είχε πάρει το δίπλωμα της πληροφορικής όπως τόσα χιλιάδες και εκατομμύρια και στη χώρα μας και αλλού, μετατρέπονται σε μορφωμένους επαόρισον άνεργους, και ο οποία προσπαθούσε να επιζήσει αυτός και επιβιώσει αυτός και η οικογένειά του με το να το κάνει το μανάνι στο χωριό να έρθει η πατσίνα για να τον πλακώσει το ξύλο να γιατί δεν είχε άδεια να του πετάξει και τα λαχανικά του στον δρόμο Οπότε έβαλε φωτιά στον εαυτό του, έβαλε και φωτιά σε όλη τη Μέση Ανατολή που δεν είναι πια ίδια από εκεί και πέρα και έχει αλλάξει και το χάρτη του κόσμου από πολλές πλευρές. Λοιπόν η... το... την πρώτη καθεδρία έχει επανάσταση και όχι περιορισμός και αντίδραση. Αυτό άλλαξε το χάρτη εκεί. Όχι τελεσίδικα, τα πάντα διακυβεύονται, τα πάντα μπορούν να χαθούν. Τίποτα δεν είναι προκαθορισμένο. Η Νίγη δεν είναι ακόμα στα χέρια του λαού. Αλλά όπω έδειξε το παράδειγμα του Μπουαζίζη, όπω έδειξε το παράδειγμα των εκείνων που ήταν η κινητήρια δύναμη τη επανάσταση στην Αίγυπτο, οι εργάτε τη Κρουστοφαντουργία, οι εργάτε στο ιστοριόριο του Πορτσαίτα, στην Ισμαϊλία, στο Κάιρο προπαντό. Δεν μπορεί να ξεχάσει να, δει, να μην δει και τον κοινωνικό χαρακτήρα αυτής της διαδικασίας. Γιατί θα δει όχι μισή εικόνα, θα δει μια παραμορφωμένη, μια λαδεμένη εικόνα. Εκεί υπάρχει ένας κοινό πυροδότης αυτές τις βασικές λαϊκές εκρήξεις ολόκληρο τον πλανήτη μέσα στις πιο διαφορετικές χώρες. Από χώρε που έχουν στους βέρδωσης τον εμπεριανισμό, μέχρι χώρε που είναι το κέντρο του εμπεριανισμού. Θέλω να πω, η ίδια παγκόσμια κρίση στην οποία αναφέρθηκα είναι πυροδοτεί και την Αγραβική Άνοιξη, πυροδοτεί και την Πουέρτατερ Σολ, στην Μαδρίδη και το κίνημα των Αγαναστεσμένων, πυροδοτεί το σύνταγμα εδώ, Ουμ Μιναλά και το Ισκόνσιν, στην αρχή, το 2011, στην Αμερική την κατάληψη που έγινε εκεί και τη μάχη που δόθηκε, ή ήταν το προμήνυμα για το μεγάλο κίνημα που οκυπάει ο Wall Street. Υπάρχουν μόλις και ιδιαιτερότητες, κάτι καινούριο στη σκηνή του πλανήτη και καιρός είναι να μην το βλέπουμε με εθνικά μειοπικά αματογιάλια, ότι μέχρι που φτάνει η όρασή μας η ίδια. Δεν ήταν κάποια απλή εξέγερση, σαν τις χιλιάδες που έχουν γίνει και έχουν καταπνιγεί στον αραβικό κόσμο. Αυτό που συνταλέστηκε και που συνεχίζει, όπως δείχνουν και τα σημανά γεγονότα, να συντελείται εκεί. Έχεις, ο χρόνος δεν το επιτρέπει, Πολύ επιγραμματικά σίγουρα αυτό το κοινό, αυτή η απίθανη κρίση είναι μέσα που διαπερνάει και εκδηλώνεται αυτό το καθολικό μέσα στο επιμέρου και στο ατομικό σε όλες αυτές τις περιπτώσεις χωρίς να εξαφανίσει το επιμέρους, χωρίς να εξαφανίσει το ατομικό. Την ιδιαιτερότητα εννοώ στην κάθε περίπτωση, η οποία πρέπει η ίδια να ειδοθεί, να μελετηθεί και να δει πώς αυτό το παγκόσμιο εκφράζεται μέσα σε με τον ιδιαίτερο τρόπο για να καθορίσει και τα καθήκοντα της πάντης. Σε κάθε περίοδο την ιστορική και την τακτική για την απελευθέρωση. Αλλά δεν μπορεί να αγνοεί, δεν μπορεί να έχει νικηφόρα αγώνα σήμερα και στη χώρα μα και αλλού, και σε όλο τον τέτοιο, χωρί να έχει μια παρτιστηρική καταγγελία μα ανάλυση τη κρίση. <Συσκολίες> και κάνοντα αυτή την ανάλυση, προχωράει το δεύτερο σημείο στο σχέδιο ζήτημά μα, ότι είναι αυτή η κρίση. Που έχει πια αναχθεί με τον το τρόπο και στη χώρα μα, αλλά σε κάθε χώρο, όπω το δείχνει για το παράδειγμα το πιο πολύ διαφορετικό και εκρηκτικό τη Αιγύπτου, η κρίση του καλοσυστήματο έχει μετατραπεί σε κρίση τη εξουσία. Έχει τα δυο τριε... oh. Η κρίση κάθε εμά αρχίζει με την κατάρρευση στην Αμερική τη γνωστή αγορά εντυπωτικών δανείων, εκινήτων κτλ. Στου Prime τον Ιούνιο του 2007, περνάει μια καμπή με την κατάρρευση τη Lehman Brothers, την απειλή διάλυση του χρηματοπιστωτικού συστήματο, την κρίση τη χρέωση μετά, επικέντρωση τη κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη σκηνή τη δική μα την κοντινή, η αραβική ένωση και όλα τα άλλα που ακολουθούν. Αλλά, αν δείτε σε αυτά τα 4-5 χρόνια, και ιδιαίτερα τα 3 τελευταία, έχουν πέσει 27 κυβερνήσει. Διαφορετικέ, εκλεγμένε και μη εκλεγμένες. Δικτατορικέ και κοινοβουλευτικέ, εκ... α πούμε. Στηριμμένε κοινοβουλευτικέ πλειοψηφίε. Παντού. Μαζί και σε εμά. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει μια πορεία όπου οι ίδιοι οι λαοί παίρνουν να αποκτάνε μια δικιά του δημοκρατία των κάτω, ενάντια στη δημοκρατία στη εισαγωγικά του κάθε λαμόντιο και του κάθε δικτάτορα από πάνω. Αλλά είναι σαφές ότι οι διάφορε μορφέ αστική διακυβέρνηση, αστική κυριαρχία, έχουν φτάσει σε ένα ορισμένο όριο παντού. Και γι' αυτό έχει αυτή την φοβερή κρίση. κατά τη γνώμη μα, και mm. η πολιτική mm. η... αποσταθεροποίηση των δύο διαφορετικών Το αντιέξοδο στη διακυβερνησιμότητα, στην τέχνη του κυβερνάν μέσα στα αστικά πλαίσια, σε διαφορετικού σχηματισμού. Αλλά που μπορεί να έχει και να είναι από την Ισπανία του Ραχώη, στην Ελλάδα του Σαμαρά, ή ακόμα και στην, στην Ιταλία του Μόντι, ο οποίο γνωρίζει τι σημερινέ εξελίξει, ζητάει να παραιτηθεί κτλ. Ο Περσικόφσκο έχει αποσύρει την υποστήριξή του. Λοιπόν, αυτή η καθεστοτική κρίση, σε δύο διαφορετικέ παραλογίε παραλογούμε, χωρί να έχει πίσω της, τη την παγκόσμια κρίση και ακόμα παραπέρα κάτι άλλο. Ένα στρατηγικό αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται. Ο παρακμασμένος καπιταλισμός στην υπερηλιστική εποχή. Σε αυτήν την εποχή, 20ο αιώνα, ιδιαίτερα το κράτος του 19ου, ήταν δύο στρατηγικές επιβίωσης, δύο στρατηγικές ανάσχεσης, που κινδύνουν μιας επανάληψης του 19ου, που χρησιμοποίησε ο αιωνα ιδιαιτερα το κρατος του 29, ηταν δυο στρατηγικες επιβιωσης δυο στρατηγικες ανάσχεσεις που κινδυνουν μιας επαναληψης του 19 που χρησιμοποιησε ο καπιταλισμος και, και οι δύο έχουν αποτύχει. Η μία ήταν η άλλη ήταν το 19ου και το 19ου το και τον 19ου και στη συνέχεια μετά τον πόλεμο ο και ενσιανισμός και η άλλη ήταν Και οι δύο αποτύχει και αυτή είναι η βάση της κρίσης. Και από αυτήν την άποψη, ζούμε την παρακμή, την αποσύνδεση τη τυπική αστική δημοκρατία την αμφισβήτηση τόσο από τα αριστερά και κάτω, όσο και την απειλή τη ελοχεύουσα φασιστική απειλή, τη φασιστική εκτροπής. Η χρυσή Αυγή δεν είναι κάτι που ξεχνάμε, έτσι, Σε τέτοιε συνθήκε, όταν μιλάμε για δημοκρατία, τι ευθύνε τη αριστερά κτλ. Με πιέζει ο χρόνο και από αυτή άποψη. Θα πρέπει να τα συμπτύξω σε τρία πράγματα. Σε αυτέ τι όλε τι κοινοποιήσει που είδαμε, ιδιαίτερα από την Τραχρή, την Πορτογαλία, το Σύνταγμα και τα λοιπά, στο Ισκόψιν, το Οκυππάι, υπάρχει ένα αίτημα δημοκρατία. Πολύ συγχυσμένο. Οι Ισπανοί το λέγανε, η Ινδικάνοι το λέγανε δημοκρατία ρεάλ. Στην Αθήνα, στο Σύνταγμα, περισσότερο το λέγανε άμεση δημοκρατία. Αλλού αλλιώ. Με τη σύγχυση, και όποια κριτική θα κάνει. Εμεί δεν έχουμε την τύφλα που έχουν ορισμένοι και οι οποίοι θεωρούν ότι για αποκέντρωση των πλατιών βγήκε η Χρυσή Αυγή. Υπήρχε από τα κάτω και η αίσθηση ότι οι από πάνω δεν μπορούν να κυβερνούν πια ή δεν ανεχόμαστε να κυβερνούν όπω και δεν μέχρι τώρα, μόλι τι αγωγέ του και με τη χρεοκοπία του συστήματος που τη ρήπων της πλάτης μας, και ένα αίτημα μιας νέου τύπου διακυβέρνησης, μιας νέου τύπου πολιτικοί δομής από τα κάτω, ελεγχόμενης και με τη συμμετοχή των από κάτω. Επαναλαμβάνω μόνο τη σύγχυση που έχει αυτό το πράγμα. Αλλά είναι σαφώ ότι ξεφεύγει από τα αστικά δημοκρατικά θεσμικά πλαίσια, δεν μπορεί να εξελιχθεί και δεν μπορεί να παγιδευτεί σε αυτά τα πλαίσια, γιατί μπορεί να παγιδευτεί. Μπορεί να έχουμε, υπάρχει η απειλή μια νέα κοιλή. Α μην την ξεχνάμε, στο όνομα τη δημοκρατία και του σεβασμού των αστικών δημοκρατικών θεσμών. Μα, πρώτα απ' όλα του θεσμού των θεσμών τη τραχοκαριά κάθε κράτου στρατό τα ένοπλα σώματα με τα οποία μια τάξη επιβάλλει τη θέλησή της πάνω σε όλες τις Αν δεν εξαχιστεί η σποδελική στήλη όλων των εξουσιαστικών σχέσεων, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Για κύριε Έξοδο, από αυτή την υπόθεση, δεν μπορεί να δοθεί η λύση παρά από τα κάτω, εννοί με τοπικά, επαναστατικά και διεθνιστικά. Τι θέλω να πω. Ότι πρέπει, δεν θα πέσει από τον ουρανό. Η ελευθερία η οποία δεν ταυτίζεται την ελληνική δημοκρατία. Πρέπει οι ίδιε οι μάζε να αφορτωθούν με χίλιε δύο νέε μορφέ. Και ήδη βλέπουμε τα εμβριά του εδώ και εκεί. Like, συνελεύσεις, δίκτυα, λέει και συνελεύσει στην κοινωνικά δείξη, ενέργεια και άλλα πράγματα εμφανίζονται. Και που πρέπει να εμφανιστούν έστω και εμβριά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Χρειάζεται πρόγραμμα, χρειάζεται σχέδιο, χρειάζεται μια επαναστατική οργάνωση μάχη που να τα συσπηρώνει όλα αυτά, να συσπηρώνει τα πιο μαχα έξω από το σύστημα και όχι μέσα στο σύστημα, που θα μα τάψει κατά τον του, αν δεν πούμε το πληγανότερο από αυτό. Χρειάζεται με αλωόγια υπάλληλοι για μια κοινωνική επανάσταση, την εργατική εξουσία και μια διεθνιστική προοπτική. Αν έχουμε κρίση κυβέρ, διακυβέρνηση, μαζί και στη χώρα μα, που αναφάνηκε ακόμα και με τι εκλογέ, και η συγκόλυση των αγρυπίων του παλιού δικοματικού συστήματο με το ούχου που λέγεται φω τη κουβέλη, ήδη Ποια είναι η διέξοδο μέσα από το πράγμα, τι θα κάνουμε, ποια είναι η στάση του καθενό. Η δικιά μα άποψη είναι ότι αυτή η, το ζήτημα τη κρίση τη κυβέρνηση και τη κρίση τη εξουσία απαιτεί και δεν μπορεί να λυθεί μέσα για μία μόνη χώρα. Ναι, αρχίζει σε μία μόνη χώρα, δεν γίνεται ταυτόχρονα πάντα με το ρολόι στο χέρι. Πιθανότατα μπορεί να αρχίσει από εμά και από οπουδήποτε αλλού, αλλά αναστρέφοντά του. Πρέπει να έχουμε διεθνεί συμμαχίε. Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα σε μια καταραίγουσα Ευρώπη, εκεί η ένωση του υπεριαλισμού και σε μια φλεγόμενη Μέση Ανατολή. Και δεν μπορούμε να άδομε ή να περιμένουμε οι αστικοί δημοκρατικοί θεσμοί να μα Πρέπει να ενώσουμε τη φλόγα τη Μέση Ανατολή με τι κοινωνικέ εκρήξει που ήδη ξετυλίγονται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Ευχαριστώ και εγώ ε, του προτύπωτε για την πρόσκληση, την τιμητική να συμμετάσχω σε αυτό το πάνελ και σε αυτό το προκλητικό και απορριτικό θέμα Δημοκρατία και Αριστερά. Ε, Σπρέπει να πω ότι παρότι θα αναφερθώ στην τελευταία εισήγηση, στην, στην προηγούμενη τοποθέτηση του έπαιτου και σε βαστού Μιχαήλ, γιατί. Ε, Ερχόμαστε και από το διήμερο του κοινωνικού εγχειρήματο και είχαμε από εκεί ανοίξει κάπως μια συζήτηση. Ε, το εντυπωσιακό είναι για μένα ότι ήδη σημείωσα ε, ε, ορισμένα θέματα τα οποία στου βασικού μου άξονε συμφωνώ σχεδόν απολύτω με ορισμένε θέσει που διατύπωσε ο σύμβουλο Σάλα Μιχαήλ. Θα αναφερθώ και στην προηγούμενη στην, στη συζήτηση. Δεν τη διακρίνω για λόγου, ε, ε, δεν διακρίνω τι δύο εισηγήσει. Απλώ τα ε, αναφέρω στην του Σάλα γιατί θέλω να, να, να, να κερδίσω λίγο χρόνο. Τόσο προ το θέμα τη πλατεία στα Ταχρή, τόσο στο το θέμα του παγκοσμίου τροπικού, τόσο προς το θέμα ότι οι ανακτισμένοι δεν οδήγησαν στη Χρυσή Αυγή αλλά δηλαδή ήταν μια χειραφέτηση τάση και φυσικά ω προ το κομβικό ζήτημα τη αυτοοργάνωση των ομαζών. Τα συνοπτικά, γιατί θέλω να μιλήσω με μια διαφορετική γλώσσα. Ενώ συμφωνώ με του σύντροφου σε αυτά τα θέματα, θα μιλήσω όμω με μια κάπω διαφορετική γλώσσα από αυτήν. Ε, η γλώσσα μου είναι διαφορετική διότι θα δώσω τον τόνο. Σε, μια, σε ένα συνεχέ, δηλαδή, αν πούμε ότι και η ίδια προβληματική του σκεπτικού τη εκδήλωση μπορεί να συμπυκνωθεί σε ένα, σε, σε ένα ερώτημα, σε ένα θέμα, αν, παρότι τίθεται η Δημοκρατία σήμερα ω αίτημα από όλε αυτές τις κινητοποιήσεις στις πλατείες και κουπάλοι κτλ, αν επαρκεί. Εγώ έτσι αντιλαμβάνομαι ότι το ερώτημα που συμπυκνώνει όλη την προβληματική των πλατήπων, και διασθάνομαι ή καταλαβαίνω ότι η απάντηση που δίδεται με τα επόμενα ερωτήματα είναι ότι δεν επαρκεί αυτό, ακόμα και στις δύο προηγούμενε συζήτησεις πιστεύω ότι αυτή είναι η, η απάντηση, ότι δεν επαρκεί η δημοκρατία, διότι χρειάζεται η επανάσταση. Η μετατόπιση και η άλλη γλώσσα που εγώ θα έχω σε αυτό που θα πω είναι ότι για μένα επαρκεί η δημοκρατία, διότι αντιλαμβάνουμε την δημοκρατία ως δημοκρατική επανάσταση. Με βάση, της, με βάση αυτή την αρχική θέση, θέλω να, υπό μία έννοια, να υποβάλω και μια δεύτερη θέση, ως προϋποτιθέμενη για να αντιληφθούμε ε, κάπω τι διαφορέ ε, στη σχέση καπιταλισμού και δημοκρατία. Ε, νομίζω ότι έχει περάσει πάρα πολύ χρόνο και πολύ καιρό από τότε που θεωρούνται δομική η σχέση καπιταλισμού και δημοκρατία. Κατά τη γνώμη μου και μπορούμε να το συζητήσουμε αργότερα, η σχέση καπιταλισμού και δημοκρατία είναι μια σχέση συνάντηση και δεν φροντίζει δομικά. Αφήνω και αυτή την βασική θέση. Δεν, δεν... δεν προκύπτει δυναμικά, yeah. Είναι μια σχέση συνάντηση. Παράδειγμα: η Ιαπωνία καπιταλιστικοποιήθηκε με ένα εντελώ πρωταρχικό καθεστώ του 19ου αιώνα. Αλλά μπορούμε να το συζητήσουμε. Ε, Υπέβαλα αυτέ τι δύο θέσει, τρει θέσει στην αρχή, για για, γιατί αισθάνομαι τη δυσκολία αυτό που θέλω να πω. Ε, να μιλήσω λοιπόν με μια γλώσσα, όπω είπα, διαφορετική, διότι εγώ αντιλαμβάνομαι τη δημοκρατία, <coughs> όπω και όλοι μα, ίσω από τη μια ω ένα ιδεώδε, από την άλλη ως μια πολιτική πρακτική και τρίτον σε αυτό το κακό, που είναι η ιαστική νομιμότητα, δηλαδή η νομιμότητα του καθεστώτους που λέμε του δημοκρατικό καθεστώτος, δηλαδή αυτό με τους νόμους, τα δικαιώματα και τους κανόνες που υποβάλλει. Αυτό που επίσης θέλω τώρα να πω είναι ότι με αυτά τα τρία στοιχεία της δημοκρατίας θα ήθελα λίγο να μετατροφιστούμε και να αντιληφθούμε μία διαφορετική θέση τη δημοκρατία ως διαδικασία. Όχι ως ένα καθεστώς, αλλά ως ένα μεταβατικό καθεστώς, που στην ουσία είναι δύο τάσει. Και με έναν τρόπο θα μπορούσαμε να πούμε: Να δούμε με τον παλιό καλό διαλεκτικό τρόπο. Είναι, υπάρχει μια κατάσταση αποδημοκρατικοποίηση και μια, κατάσταση, μια τάση επανδημοκρατικοποίηση. Α συνθητοποιήσουμε λοιπόν και αντί να βλέπουμε ένα καθεστώ το οποίο θα αρνηθούμε το κακό καθεστώ τη δημοκρατία και τη νομιμότητα, που πάρα πολλοί φίλοι μου του αντιεξοστικού χώρου βλέπουν αυτό τον τρόπο δημοκρατία, και πολύ συντροφοί μου. Ε, καλό είναι να δούμε τη δημοκρατία ω διαδικασία με αυτέ τι δύο τάσει. Μονίμω υπάρχει μια τάση αποδημοκρατικοποίησης και ταυτοχρόνω μια τάση επαναδημοκρατικοποίησης. Τι αποδημοκρατικοποιείται ή τι επαναδημοκρατικοποιείται, Κατά τη γνώμη μου, δύο πράγματα και όχι μόνο η εξουσία. Η γνώση και η εξουσία. Δύο πράγματα μαζί. Η εξουσία μπορεί να εκδημοκρατιστεί, να το πούμε με τον παραδοσιακό τρόπο, αλλά και η γνώση εξίσου. Με μία έννοια, δηλαδή, υποβα... <coughs> συνυποβάλλω συν, συν, συν την κλασική <coughs> μρακτιστική θέση μαζί με την φουκοϊκή, α το πούμε, ε, συνερ, συνερώνοντας γνώση και εξουσία. Ε, ε, Αυτήν την έννοια, λοιπόν, η δημοκρατία είναι ένα μεταβατικό καθεστώς, αν θέλουμε να την αντιλαμβανόμαστε ως καθεστώς, και όχι ως μία διαδικασία <coughs> με την πελαίσια. Από τη μία μέρια υπάρχουν δύο δυνάμεις, στο μέσο των οποίων, Ανάμεσα στι δύο, μπορεί να φανταστούμε να υπενοήσουμε αυτήν την δημοκρατική πρακτική, αυτήν την δημοκρατική διαδικασία. Αυτή μία μεριά είναι η δύναμη τη κυριαρχία, τη domination, τη εξουσία, και από την άλλη μεριά η δυνάμη τη χειραφέτησης. Αυτό που γνωρίζω, μια τέτοια παράσταση έχουμε όλοι στο κεφάλι μα. Τα κινήματα κτλ. Στο ενδιάμεσο μεταξύ αυτών των δύο δυνάμεων, επαναπαράω και όχι καθεστώτων μπορούμε να φανταστούμε τη δημοκρατική πρακτική που για μένα δεν είναι κανένα κόμπλεξ να φανταστώ και να την σύμβολοποιήσω σε αυτήν την δημοκρατική πρακτική αιτή, αιτήματο και διεκδίκησης δικαιωμάτων, δηλαδή στην ουσία στο, συμ, στο συμβολικό, στη συμβολική φιγούρα του πολίτη. Ε, αυτό θα μπορούσαμε να, να το παρουσιάσω ω την δύναμη της αντιεξουσίας, δηλαδή για μένα ο πολίτη. Τα δημοκρατικά δικαιώματα, η διεκδικήση των δημοκρατικών δικαιωμάτων είναι αντιεξουσία. Και από την άλλη μεριά ταυτόχρονα, το αντίθετο της να είναι το κράτο με την νομιμότητά του, το οποίο λειτουργεί με έναν χαρακτήρα αντιβία. Δηλαδή, πρόκειται εσεί να καταλύσετε τον δημοκρατικό τουρισμό και την νομιμότητα, και εγώ θα ασκήσω την κρατική βία, την gebάλτ, για να σα προλάβω. Λέω τα ίδια πράγματα που είπαν και οι προηγούμενοι σύντροφοι, με έναν του τουρισμό. Μεταξύ λοιπόν των δύο τάσεων. Και στην, εξου... και, στην... και στην κυριαρχία, στην τομοκρατία έχουμε γνώση και εξουσία, και στον πόρο των δυνάμεων τη χειραφέτηση έχουμε γνώση και πολιτική μαζί. Α μην ξεχνούμε να μην διακρίνουμε αυτά τα δύο πράγματα μέσα. Με αυτή την έννοια, η δημοκρατική πρακτική που είναι στο μέσο των δύο τάσεων καθορίζει τι μορφέ του κράτου. Καθορίζει τι μορφέ του εθνοκοινωνικού κράτου, εθνοκοινωνικού κράτου και τι μορφέ ηγεμονία. Μα αυτή την έννοια, η σημερινή κρίση ηγεμονία, όπω πάρα πολύ σωστά αναφέρθηκε θα έλεγα ότι η πρώτη εισήγηση του Σντροφού Σαμαρά που είπε, απέδιδε σε μια εξήγηση τη σημερινή κατάσταση και του διανοούμενου που υπερασπίζονται τη δημοκρατία, εγώ παίρνω το ίδιο σχήμα όπω ακριβώ το ανέφερε, για να το υπερασπιστώ και όχι για να το κριτικάρω, και λέω ότι πράγματι από το 1990 και μετά, με την πτώση του σοσιαλισμού σοσιαλιστών κρατών και με την έναρξη τη διαδικασία κρίση του κράτου πρόνοια ή του έθνο κοινωνικού κράτου όπω προτιμούσα να λέω γιατί το έθνο στον εθνικισμό με το κοινωνικό και δείχνει καλύτερα τι κοινότητα ήταν. Με την κρίση του κράτου του κράτου και την κρίση τη πτώση των συνολικών χρόνων, όντω δημιουργήθηκε μια νέα κατάσταση ιστορικά, που μα έβαλε σε αυτή την προηγούσα διαδικασία αποδυνάση και κρίση τη πολιτική και του κράτου. <κυρίζει> Όταν λέμε τώρα αποδυνάμωση του κράτου, καταλαβαίνω ότι μπορούν να δημιουργηθούν κίνητα παραξιγίσει, αλλά εννοώ επειδή αυτή, από αυτή τη σκοπιά είμαι κλασικό μαξή, άλλο σε υλικονό, ότι το κράτο είναι αποτέλεσμα. Ενό συσχετισμού δυνάμεων. <κυκλή> Δεν είναι για μένα το κράτο ούτε κανένα μυθικό, φοβερό υποκείμενο, ούτε κανένα θεός, ούτε η αιτία των πραγμάτων. Αντίθετα, είναι το αποτέλεσμα ενός συσχετισμού δυνάμεων. Η αυτήν την έννοια, η ε, αποδυνάμωση του κράτου συμπίπτει και είναι η ίδια και ταυτόχρονη και σύγχρονη διαδικασία με την αποδυνάμωση των συλλογικότητων που λένε. Αν, αν μπορέσουμε λοιπόν να συλλάβουμε με αυτήν την έννοια, δηλαδή την ταυτόχρονη αποδυνάμωση των συλλογικότητων με την ταυτόχρονη αποδυνάμωση του κράτου, και όχι ότι όταν αποδυναμώνεται η συλλογικότητα, το κράτο ενδυναμώνεται και είναι ένα κράτο χρεβιά, ένα κράτο μονολόγιο, ένα κράτο παντοδύναμο, τότε είναι το κρίσιμο σημείο που κατά τη γνώμη μου αρχίζω να μιλάω μια διαφορετική γλώσσα. Για μένα, λοιπόν, το κράτος αποδυναμώνεται ως αποτέλεσμα ακριβώς με, με την προηγούμενη διαδικασία της κρίσης των συλλογικών δικαιωμάτων, της κρίσης των συλλογικών δυνάμεων που μπορούσαν να διεκδικήσουν τα δικαιώματα, της κρίσης του εργατικού κινήματος, της κρίσης όλων των, ε, ε, ε, των, των, των κινημάτων. Όμως, από το 2008 και μετά που εμφανίστηκε η παγκόσμια κρίση και δεν θέλω να μεταναντάω τίποτα, προστά συμφωνώ με όσο επίσης του Φουσάβα και την παγκόσμια κρίση το 2011 παρουσιάζεται το μεγάλο κοσμοστορικό συμβάν των πλατεών. Η πλατεία Ταχρήρ είναι και εγώ να μην ε, διαλύσει πάνω σε αυτό το σημείο, είναι ένα κοσμοστορικό γεγονό, να μην προβώ σε συγκρίσει αν είναι το 1848 ήσυμα που λέει ο παλαιόσατε του βιβλίου, αλλά οπωσδήποτε είναι το βατάντα, αλλά οπωσδήποτε είναι ένα γεγονό μεγάλη ιστορική εμβέλεια. Το ίδιο πίστευα και ένα χρόνο πριν ότι ήταν και το Σύνταγμα, με και η, η του χαρακτηρισμένου και βεβαίω η υπογραφή του Ντερσόλ. Έχω κάποιε εμβολίε όσο περνάω καιρό, σαν το Σύνταγμα ήταν ε, τέτοια τη ιστορική εμβέλεια. Οπωσδήποτε όμω το φαινόμενο είναι κοινό. Και πράγματι εκεί έγκυται και ο παγκοσμιοποιητικό του χαρακτήρα. <coughs> όμω οι χώρε αυτέ, οι αραβικέ, στι οποίε έγινε η άνοιξη αυτή, κατά τη γνώμη μου, μα δείχνουν ότι μπαίνουμε σε μια νέα φάση που εγώ, χωρί να διαφωνώ με την προηγούμενη, θα το προέρχα. Μετά, μεταπικιακρατικό, μετά, μετά post-colonial. Διότι όταν έγιναν, έπεσαν η αποικιοκρατία, οι, αποκυ... οι, οι χώρε αυτέ και οι πληθυσμοί τους και λέει του, αντιμετώπισαν το ερώτημα τι ταυτότητα θα έχουμε, πώ θα συγκριτοθούμε, θα γυρίσουμε στις ρίζες μα στην αφρικανική παράδοση, ξέρω εγώ, στην ινδική, ξέρω εγώ, στι καγκελαϊκέ, χώρες, χώρε, ή θα εξημειωθούμε και θα ταυτιστούμε με τον πρώην ηγεμόνα μα, τον δυτικό πολιτισμό, τη δημοκρατία, τα μοντέλα κτλ. Αυτό το. Πώ κολώνει, ανερώτημα, αυτή η απολυτική συνεντοψηφιστική του κράτησε 40 χρόνια. Νομίζω ότι ένα δεύτερο στοιχείο τη σημαντικότητα τη πλατεία Ταχρήν και των εγγραφικών εξεγέρσεων είναι ότι δίδεται μια απάντηση μετά από 40 χρόνια απορία. Οι άνθρωποι προσδίδουν ένα δικό του μοντέλο, μια δικιά του ταυτότητα και είναι η πρωτοπορία στον αγώνα για τη δημοκρατία και στον αγώνα για την συγκρότηση νέων μορφών πολιτική. Δηλαδή παρουσιάζουν ένα καινούριο χρόνο στο παρόν, όπω πάρα πολύ σωστά έδωσε ο Συνδούργο Μιχαήλ στην αρχή τη εισήγησή του. Και νομίζω ότι είναι η πρωτοπορία του παρόντο. Είναι αυτοί που διαστέλνουν τον χρόνο του παρόντο, αυτοί που μα δείχνουν τι θα κάνουμε και δεν το δείχνουν πλέον τα, τα κινήματα από τι προηγμένε καπιταλιστικέ ευρωπαϊκέ ή αμερικάνικε χώρε κλπ. Τώρα για την Αμερική έχω μια μικρή δυσκολία, γιατί πάντοτε πιστεύω η Αμερική δείχνει πολύ καινούργια πράγματα, αλλά η Ευρώπη μου φαίνεται και εμένα πολύ γερασμένη. Με αυτή την έννοια, για να καταλήξω, γιατί θα ήθελα λίγο χρόνο να παρουσιάσω αυτό το μοντέλο, ε, από τη μία έχουμε την αποδυνάμωση του κράτου, των ατομικών δικαιωμάτων, που είναι μια κατάσταση δικαιωματων που ειναι μια κατασταση Άλλοι λόγω αποκλεισμών, διότι πλέον το κράτο πετάει και η εξουσία πετάει κλειστού, πετάει δυνάμει, πετάει και του αποκλείει έξω, εν όλη την προηγούμενη περίοδο που ενσωμάτωσε, καταλαβαίνετε τώρα αυτή την αντιστροφή, και αυτό που πρέπει να κάνουμε για να καταλάβουμε την κίνηση των πλατιών και το τι προσφέρουν ω νέο μοντέλο πολιτική, ω νέο μοντέλο δημοκρατία, είναι ότι προσφέρουν ένα μοντέλο ενδυνάμωση. Δηλαδή από την διαδικασία την προούσα τη αποδυνάμωση κράτου συλλογικότητα και συλλογικών μορφών οι πλατείες μας δείχνουν ένα μοντέλο ενδυνάμωσης. Τι σημαίνει μοντέλο ενδυνάμωσης. Σημαίνει πολυασιασμό δυνάμεων, των δυνάμεων μεταξύ αλλήλων. Σε αντίθεση, δηλαδή το αντίστροφο με το που η αποδυνάμωση ορίζει αλληλο αποκλεισμός. Με αυτή την έννοια, η άμεση δημοκρατία για μένα είναι στην ουσία, που θέτει και το ερώτημα του, του Προδημούς, στην ουσία είναι ένα συμβολικό όνομα. Η άμεση δημοκρατία είναι ένα, ένα σύμβολο. Ένα όνομα αυτή τη κατάσταση ενδυνάμωση έναντι τη κατάσταση αποδυνάμωση. Οι άνθρωποι λένε φτάνει, καταλάβαμε, μα κοροϊδεύεται, παίρνουμε την ευθύνη των πραγμάτων, είμαστε μέσα στην πλατεία, επικοινωνούμε. Μπορεί να, να, να, να λέει ο καθένα αυτό που μερικοί με έναν περιφρονικό τρόπο είπαν ότι εδώ κάνουμε μαζική ψυχανάλυση, αλλά για μένα αυτή η μαζική ψυχανάλυση είναι κλασική διαδικασία αλληλοενδυνάμωση των ατόμων και των συλλογικοτήτων με σπιναστικό τρόπο. Όπου από τα πάθη, τα συλλογικά πάθη, οι μάζες, Μετασχηματίζουν τα πάθη τους, τα λυπημένα πάθη του, σε χαρούμενα και στην ουσία οδηγούνται να ενεργοποιηθούν, ε, να γίνονται πιο ενεργοί, όσο εάν με καθοδηγούνταν από τον λόγο που λέω στην Ελλάδα. Yeah. Όσο εάν με καθοδηγούνταν από τον λόγο. Αυτό εγώ έτσι το είδα στι Πλατείες, έτσι είδα την Αραβική Άνοιξη, έτσι είδα την πλατεία Ταχρήλ και διατυπωρεύονται από αυτό. Μια συνεχή μετατροπή, ένα συνεχή μετασχηματισμό των παθών. Δεν πρέπει να τα περιεχούμε καθόλου. Είναι, όπως λέει ο Σπινόζη, δεν είναι πρώτο είδο γνώση και δεν είναι μια προγνωσιακή κατάσταση. Δεν ήταν μαζική ψυχανάλυση, ήταν ενεργοποίηση των μαζών και μετασχηματισμό του σε μια λογική αυτοκυβέρνηση. Όπω πολύ σωστά είπε ο Συντρού Μιχαήλ, αυτοκυβέρνηση ακριβώ με το μοντέλο το σπινοζικό. Όσοι εάν, as if, όσοι εάν, να καθοδηγούνται από τον λόγο. Αυτό το πράγμα δεν είναι ιδεώδε πλέον, δεν είναι μοντέλο, το είδαμε να συμβαίνει, συνέβη δεν μπορούμε να χαρίσουμε και να πάει χαμένο αυτό που ήταν τα μάτια μας μπροστά στη πλατείας. Αυτό το μοντέλο δημοκρατίας είναι που έγινε, το είδαμε, και μπορούμε να το αξιοποιήσουμε από εδώ και πέρα. Στη <συσίλυντα> okay. ε, συνήθεια μπορείτε να παραφέρω κάποια θέματα. Ευχαριστώ πολύ. να και εγώ τι μου για αυτή την πρόσκληση και μάλιστα σε αυτό το πείραμα που να συνεπάρξουν σε διάλογο διαφορετικές απόψεις και εμπολίες αντιτιθέμενες. Ε, πιστεύω ότι σήμερα σε αυτή την περίοδο που ζούμε και στη χώρα που ζούμε, υπάρχει ανάγκη για μια ε, διευκρίνηση ενιών, πραγμάτων, καταστάσεων και κυρίως στα δύο μεγάλα θέματα τα οποία έβαλε και η πρόσκληση εδώ που μας κάλεσε, μας έφερε εδώ. Δηλαδή στο θέμα της δημοκρατίας και το θέμα της αριστεράς. Ε, ακούμε σήμερα ουσιαστικά να γίνεται λόγος από όλους μηδενός εξεργαμένου να γίνεται λόγος για δημοκρατία. Ίσως αφαιρούνται από αυτό ε, τα κόμματα της άκρας δεξιάς, εννοώ τους νεοναζίστες και βασίστες, γιατί όλοι οι υπόλοιποι μιλάνε για δημοκρατία. Απ' τη δεξιά, κέντρο, αριστερά, άκρα, αριστερά. Το θέμα είναι τι εννοούμε δημοκρατία, το ένα σχέδιο Υπάρχει λοιπόν μια σύγχυση κατά τη γνώμη μου, που πρέπει να διευκρινιστεί. Η δημοκρατία δεν μπορεί παρά να είναι άμεση. Δεν υπάρχει άλλο είδους Με ποιο σκεπτικό. Με το σκεπτικό το ιστορικό και με το σκεπτικό το ημιολογικό. Η δημοκρατία είναι η εξουσία, η κυριαρχία του Δήμου. Είναι η κυριαρχία των πολλών. Είναι η κυριαρχία των πολλών και όχι των ολίγων. Είναι η κυριαρχία των πολλών και όχι των κομμάτων. Όχι των αντιπροσώπων. Όχι των ιδεολογιών. Όχι των γραφειοκρατιών. Αυτό το πολίτευμα λοιπόν, το οποίο κακώ χρησιμοποιούμε το επίθετο άμεση δημοκρατία. Υκανικό θα έπρεπε να το λέμε «δημοκρατία», όπως το είπαν αυτοί που το εφήβραν και αυτοί που το εφάρμοσα με τον αγώνα τους. Δυστυχώς όμως σήμερα, όπως ξέρετε πολύ καλά, υπάρχουν ένα σωρό επίθετα, τα οποία συγκαλύπτουν αυτό το νόημα της δημοκρατίας. Τα επίθετα αυτά τα ξέρετε πολύ καλά. Είναι αστική δημοκρατία, κοινοβουλευτική δημοκρατία, Είναι Έμμεση δημοκρατία είναι αντιπροσωπευτική δημοκρατία για το σημερινό πολίτημα όχι τη Ελλάδας, αλλά και όλα των δυτικών χωρών. Αυτό είναι ένα τεράστιο, μια τεράστια διαστρέβλωση. Αυτά τα πολιτεύματα δεν είναι ούτε δημοκρατίες, ούτε αντιπροσωπευτικέ ούτε τίποτα. Είναι, όπως, όπως πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου λέει ο είναι φιλελεύθερες ολιγαρχίες. Και πραγματικά, μπορώ να το δούμε αυτό, και η κρίση που ζούμε τώρα, αυτή η μεγάλη κρίση, μας δίνει τα στοιχεία να το δούμε καθαρά πλέον, ίσως πριν από ορισμένα χρόνια να ήταν λίγο ε, αυτό το θέμα. Τι συμβαίνει σε αυτά τα πολιτέματα και τι μας έδειξε η κρίση. Ότι ουσιαστικά οι κυβερνήσεις που υπάρχουν σε αυτά τα πολιτέματα είναι κυβερνήσει των ολίγων, οι ολίγοι κυβερνάν, οι ολίγοι παίρνουν τι αποφάσεις, οι ολίγοι θεσπίζουν του νόμου και θεσπίζουν τους νόμους και, κυβερνάνε και παίρνουν και παίρνετε αποφάσει προ όφελο των Ολίγων και ουσιαστικά οι Ολίγοι είναι ισχυροί, η ισχυροί, οι τράπεζε, τα συμφέροντα και τα ΜΜΕ, τα οποία δεν πρέπει να το ξεχνάμε, αποτελούν ισχυρό κομμάτι αυτού του πλέγματο εξουσία που υπάρχει στα δυτικά πολιτέματα και στην Ελλάδα που αποκαλούνται κατά τη γνώμη κακός, Έχουμε λοιπόν ένα το δεδομένο. Για να ξεκαθαρίσουμε τι γίνεται σήμερα σε αυτή τη χώρα, αλλά και διεθνώς, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τον χαρακτήρα αυτών των πολιτευμάτων και των κοινωνίων, γιατί όπως θα υποστηρίξω, η δημοκρατία δεν είναι μόνο ένα πολίτευμα, δεν είναι μόνο μία διαδικασία, δεν είναι μόνο ένα καθεστώς, αλλά είναι και δημοκρατική κοινωνία και δημοκρατικά άτομα. Όπως και αντιστοίχω, η ολιγαρχία που ζούμε σήμερα, σε αυτά τα πολιτεύματα, στα καπιταλιστικά, δεν είναι μόνο ένα πολιτέμα δεν είναι μόνο ένα καθιστός, αλλά είναι και κοινωνία, ολιγαρχική κοινωνία και ολιγαρχικά άτομα. Με ποια έννοια, νομίζω η αντιπαράθεση των δύο πολιτεωμάτων, των δύο ένιων μας βοηθάει να ξεκαθαρίσουμε τι θέλω να πω. Ολιγαρχικά άτομα και ολιγαρχή κοινωνία που ζούμε σήμερα σημαίνει ότι τα άτομα έχουν αποδεχθεί ότι κάποιος άλλος θα τα κυβερνάει. Έχουν αποδεχθεί ότι υπάρχει κάποιο αντιπρόσωπος που ενδιαφέρεται για αυτούς. Άρα πηγαίνουν κάθε τέσσερα χρόνια ή τρία χρόνια και εναποθέτουν την εξουσία τους, εναποθέτουν τις σκέψεις και τα αρώματά τους σε κάποιον αντιπρόσωπο. Με ένα λευκό χαρτάκι σε μια κάλπη κάθε τέσσερα χρόνια. Αυτό λοιπόν είναι ο ολιγαρχικός άνθρωπος. Αυτός ο οποίος δεν θέλει να συμμετάσχει στην εξουσία. Αυτός ο οποίος εκχωρεί τη δυναμή του, εκχωρεί την εξουσία και την αναθέτει στους γραφειοκράτες, στα κόμματα και στους αντιπροσώπους. Όπως καταλαβαίνουμε, αυτά τα, δημοκρα... τα ολιγαρχικά άτομα συγκροτούν την ολιγαρχή κοινωνία, μέσα στην οποία ζούμε. Αντιθέτως, η δημοκρατική κοινωνία που στηρίζει το δημοκρατικό πολίτευμα αποτελείται και από δημοκρατικά άτομα. Ποια είναι αυτή. Είναι τα άτομα τα οποία θέλουν αυτά να ασκούν την εξουσία άμεσα και όχι διαδικοί προσώπων, όπως είπα και στην αρχή. Αυτό λοιπόν είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό. Δεν μπορεί να έρθει ένα πολίτημα δημοκρατίας χωρίς κάποια κοινωνία να έχει δημοκρατικές ιδέες και να θέλει να συμμετάσχει στην εξουσία, να θέλει να, ε, αυτή να αποφασίζει και όχι ο αντιπρόσωπος και όχι το κόμμα. Και βεβαίω δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατική κοινωνία χωρί δημοκρατικά άτομα όπω καταλαβαίνουμε έτσι. Και ούτε τα δημοκρατικά άτομα χωρί δημοκρατική κοινωνία. Και αντιστρόφω το αντίστοιχο για την ολιγαρχία. Συνεπώ βλέπουμε πολύ καθαρά ότι εάν θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε την έννοια της δημοκρατία, αυτή η δημοκρατία δεν μπορεί παρά να είναι άμεση. Όλα τα υπόλοιπα επίθετα τα οποία κολλάνε στη δημοκρατία δημιουργούν συγχύσει, επιτίθεται στη δημοκρατία, επιτίθεται στην ουσία της δημοκρατίας και χάνεται η ουσία της δημοκρατίας που είναι αυτό το πράγμα. Το άλλο το βασικό που έχει η δημοκρατία είναι ότι, όπως υπενήθηκα και στην αρχή, είναι ότι δεν μπορεί να, πέρα από το να, να μην μπορεί να αναθέσει την εξουσία και τις ευθύνες και το μέλλον σε αντιπροσώπους, γραφειοκράτες και κόμματα, δεν μπορεί να αναθέσει και το μέλλον τη σε ειδικούς. Δεν υπάρχουν ειδικοί για τη δημοκρατία. Για την άμεση δημοκρατία πάντα εννοώ έτσι. Δεν υπάρχουν ειδικοί, διότι όλοι θεωρούνται ειδικοί. Είναι ο μόνο τομέα στον οποίο δεν μπορούμε να προστρέξουμε σε κάποιου ειδικού. Γιατί τι γίνεται εδώ. Μπορούμε να πάμε σε κάποιον γιατρό, γιατί δεν είμαστε όλοι γιατροί, έτσι. Υπάρχουν ειδικοί. Μπορούμε να πάμε σε κάποιον ηλεκτρολόγο, διότι δεν είμαστε ηλεκτρολόγοι. Δεν μπορούμε να είμαστε το ένα. Δεν μπορούμε να είμαστε μηχανικοί, πάμε σε κάποιον ειδικό, σε κάποιον μηχανικό. Η πολιτική όμως, όπως δίδεξαν η μεγάλη θεωρητική της δημοκρατίας και η πρακτική της άμεση δημοκρατίας, είναι ένα τομέα, ο μόνος τομέα αν θέλετε, ο οποίος δεν απαιτεί την ύπαρξη ειδικών. Είναι ο μεγάλος μύθος ο οποίος δανσάρεται τόσο από τη δεξιά, από την καπιταλιστικά συστήματα, όσο και από την αριστερά. Εδώ ευθύνεται κατά μεγάλο μέρο και στη διαστρέβλωση τη δημοκρατία σε αριστερά, μάλλον οι αριστερέ, γιατί θα πω στο τέλο λίγα πράγματα για την αριστερά, για τι αριστερέ, γιατί δεν υπάρχει κάποια ενιαία αριστερά, Υπάρχουν πολλέ αριστερέ. Ποια είναι τώρα η σωστή και ποια είναι η καλή, και τι δίνουν αυτέ οι αριστερέ ω συνισταμένοι, είναι ένα θέμα. Αυτό λοιπόν το οποίο ε, έχουμε να κάνουμε στην προκειμένη περίπτωση, είναι να δούμε ότι είμαστε ικανοί εμεί οι ίδιοι, και εδώ είναι η βασική. Η βασική θέση για παραπέρα, διερεύνηση αν θέλετε και συζήτηση ότι δεν υπάρχουν ειδικοί στα πολιτικά. Τα πολιτικά και η πολιτική είναι ο μόνο τομέα που δεν μπορούν να έχουμε ειδικού. Διότι τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν μέσα στην κοινωνία, μόνο η ίδια κοινωνία μπορεί να τα δει με τη συζήτηση, με τη διαβούλευση, με την ενημέρωση, σε μια συνέλευση, σε μια συνύπαρξη όπου θα υπάρξουν αντιτιθέμενε απόψει και γνώμε. Και εκεί ακριβώς θα ακουστούν όλα τα πράγματα και θα μπει με ελεύθερο τρόπο η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και θα αναλάβουν υπεύθυνα τα άτομα που συμμετέχουν το τελικό αποτέλεσμα και βέβαια να το εφαρμόσουν. Το θέμα δεν είναι βέβαια η ελευθερία στη λήψη των αποφάσεων και το σημαντικό να πάρουν τις αποφάσεις, αλλά και το σημαντικό να εφαρμόσουμε αυτές τι αποφάσεις. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο, Τη Δημοκρατία μπορούμε να δούμε το παρελθόν ε, για να έρθω στο δεύτερο σκέλος, το παρελθόν, το ιστορικό και το νεολογικό τη αριστερά όπου, όπω είπα, δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη αριστερά, υπάρχουν πολλέ αριστερέ και τελικά το παρελθόν, αυτό το οποίο έφρασε στην πράξη η αριστερά, ήταν αυτά τα καθεστώτα τα ανατολικά τα οποία δεν είχαν καμία σχέση απολύτω με τη Δημοκρατία. Όχι μόνο με την άμεση Δημοκρατία που εγώ την προσεγγίζω, όπω σα είπα. Με αυτή την έννοια, συμμετέχουμε όλοι στην εξουσία, λαμβάνουμε τι αποφάσεις, αλλά με την έννοια έστω και του ολιγαρχικού αντιπροσπιτικού πολιτεύματο, που κακώς κατά τη γνώμη μου λέγεται «Δημοκρατία στο μένα επίθετο προστά». Αυτά λοιπόν τα καθεστώτα, τα οποία, στα οποία η αριστερά αναφέρεται και τα διεκδικεί ορισμένα από αυτά παρελθόν, με την έννοια τη λάθο κατά τη μου, υπαρακτώσεως έγκυβος, είναι... Ηταν γραφειοκρατικά καθεστώτα, ήταν ανελεύθερα καθεστώτα, ήταν αυταρχικά καθεστώτα και μιλώντα και για τον Στάλιν, ήταν ένα ολοκληρωτικό καθεστώ. Συνεπώ, όταν η αριστερά μιλάει, οι αριστερέ για υπαρκτό σοσιαλισμό, πάλι δημιουργεί συγχύσει, διότι το καλύτερο καταγεινόμενο θα ήταν να μιλάει για υπαρκτό ολοκληρωτισμό ή όχι υπαρκτό σταλινισμό. Με λίγα λόγια, υποστηρίζω ότι και υπαρκτο σταλινισμο με λιγα λογια υποστηριζω οτι η αριστερα Όπω υπήρξε τουλάχιστον μέχρι τώρα, ίσω υπάρχουν ορισμένε διαφοροποιήσει. Δεν έχει καμιά απολύτως σχέση με την άμεση δημοκρατία. Δεν ξέρει τι σημαίνει η άμεση δημοκρατία. Δεν θέλησε ποτέ να μάθει. Δεν μπήκε στο σχολείο τη άμεση δημοκρατία. Έχει από τα πάνω μια ιδεολογία. Είναι από τα πάνω μια γραφειοκρατία. Ένα κόμμα, ειδική, και μια ιδεολογία, μια θεωρία, η οποία εκ των προτέρων έχει εξασφαλίσει ότι θα οδηγηθούμε σε κάποια κοινωνία. Πέστε την όπω θέλετε ωραία και τα Αυτό το οποίο πιστεύω πρέπει να δούμε σήμερα και αυτό το οποίο έδειξαν οι πλατείε, όλες οι πλατίες που αναφέρθηκαν και οι προηγούμενοι, αλλά κυρίως η πλατεία του Συντάγματος, η οποία έβαλε ξεκάθαρα πια αυτό το θέμα τσάμες άμεση δημοκρατίας. Η δημοκρατία, που είπατε, μπορεί παρά να είναι άμεση. Δεν υπάρχει άλλη δημοκρατία. Τι κάνανε στο Σύνταγμα. Οι συνελεύσεις... Για πρώτη φορά, νομίζω είναι ιστορικό το γεγονό, οι συνελεύσει τη πλατεία τη Ιδάματο στην κάτω πλατεία, μιλάω μιλά για την πάνω που ήταν οι άλλοι που ακούγονται σαν διάφορα πράγματα, άσχετα και εν περιπτώσει η και. τέλο πάντων με τη χαρακτηρίσω. Στην κάτω πλατεία λοιπόν, εκεί υπήρξε για πρώτη φορά αυτό που λέμε η ανάδυση τη πολιτική. πολιτική δεν είναι ένα προκατασκευασμένο πράγμα με βάση κάποιον υποτιθέμενον λόγο. Που τον κατέχουν κάποιοι ειδικοί. Πολιτική είναι όταν συνευρίσκονται άνθρωποι που θέλουν να συνεπάρξουν πολιτικώ και κοινωνικός. Δηλαδή να συζητήσουν τα προβλήματα που του απασχολούν, είτε κρίση να αυτή, είτε τα άμεσα προβλήματα που έχουν να λύσουν. Και εκεί απάνω δημιουργείται η πολιτική. Δεν υπάρχει προκατασκευασμένη πολιτική. Αυτό είναι ένα καινούριο στοιχείο που έχει η άμεση δημοκρατία, που υπήρχε στην αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία, που υπήρχε μετά στα μεγάλα κινήματα που έφεραν αυτό ακριβώς το αίτημα, είτε ρητός είτε του, αλλά τελικώς αυτό που έδωσε νομίζω σήμερα την ότα και πρέπει αυτό να γίνει νομίζω ένα εφαρτήριο για παραπέρα συζητήσεις και εμπνεύσει. είναι ακριβώς η πλατεία συντάγματος που έφεραν αυτό το αίτημα μέσα. Νομίζω ήταν ένα όριμο αίτημα, το οποίο δυστυχώς και όλα τα κόμματα προσπαθούν να το χτυπήσουν, μηδενός εξαιρουμένων. Ακόμα και τα κόμματα της λεγόμενη Ανανεωτική σε οτιδήποτε αριστερά πέτρο, όπω θέλετε, προσπαθούν να αποδυναμώσουν αυτό το κίνημα και να αναδείξουν τι πλευρέ τι οποίε του βολεύουν. Και αυτέ οι πλευρέ είναι ακριβώ οι αντιμνημονιακέ, ή δεν πληρώνω, δεν πληρώνω κτλ. Ενώ το ουσιαστικό είναι ότι εμεί, τελειώνω, εμεί θέλουμε να πάρουμε τις τύχε στα χέρια μα. θέλουμε κανέναν, ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, ούτε κέντρο, ούτε οτιδήποτε, κανένα ακόμα, κανένα αρχικό. Εμεί θέλουμε να πάρουμε το μέρος στα χέρια μας. Εμείς είμαστε ικανοί και θέλουμε να προχωρήσουμε σε αυτό το πράγμα. Και τελειώνω με ότι το βασικό που βγήκε μέσα από αυτές τις ιστορίες και νομίζω αυτό είναι η δημοκρατία, είναι όχι στην εκτέλεση αποφάσεων χωρίς συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων. Ευχαριστώ. Με τους ομιλητές θα τους δώσω δύο λεπτά τον καθένα να κάνουν ένα πρώτο σχόλιο αν θέλουν για τις ομιλίες που άκουσαν και μετά περνάμε σε ερωτήσεις τοποθετή σχόλια από εσά. να πω ότι αν θέλετε να ενημερώνεστε για τις εκδηλώσεις μας και για τις δραστηριότητες μας μπορείτε να αφήσετε δίπλα στην πόρτα το email σας ή το τηλέφωνο σας ε, με την ίδια σειρά αν θέλουν οι ομιλητές να κάνουν κάποια σχόλια σε ό,τι άκουσαν όχι ακριβώ σε ό,τι άκουσα, αλλά με αφορμία αυτά. Πρώτον, για το αποδυνάμωμα του κράτου. Εγώ δεν βλέπω κανένα αποδυνάμωμα του κράτου. Βλέπω ισχυροποίηση του κράτου. Αν το πω καταρχά, στο επίπεδο του πειραλιστικού δυνάμεου, βλέπω υπεράκτηση των στρατιωτικών εξοπλισμών, ισχυροποίηση των μηχανισμών καταστολή, ισχυροποίηση των δυνάμεων ταχεία επέμβαση, ισχυροποίηση πληθώρα επεμβάσεων. Σε διάφορε χώρε από την Ιουγκοσλαβία, στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, τα οποία έγιναν μέσω του κράτου, μέσω πανίσχυρων κρατών και αυτά που κανονίζουν τις φύγε του κόσμου είναι κράτη. Βεβαίω οι δυνάμει του υπηρανιστικού κεφαλαίου με όργανο του τα κράτη, τα ισχυρά. Ε, Συνεπώ, ε, αυτό α μην έχουμε ε, είναι ο χρόνο που με πιέζει, ίσω ε, παρανοούμε. Δεύτερον, σε σχέση με το, αυτό που καταργείται ασφαλώ στην Ελλάδα στα άλλες του κόσμου. Είναι το λεγόμενο η, η πλευρά η, η αν με τις δημόσιες τις δημοτικές επιχειρήσεις απογυμνώνεται, παραχωρείται στο κεφάλαιο αυτές οι επιχειρήσης, αυτή είναι η μια πλευρά και η άλλη πλευρά είναι η αναδιοργάνωση του καθεαυτού κράτους. Τον μηχανισμό, τον μηχανισμό καταστολής, στρατιωτικό, αστυνομική, αστυνομική πλευρά, εφορίες, το κράτος που υπήρχε πρώτο και Ισχιανή παραλλαγή του καπιταλισμού το οποίο ξαναστήνεται για να αντιμετωπίσει τον εχθρό λαό αποτελεσματικά για λογαριασμό του συστήματος. του γράμματο του συστήματος. Δεύτερο, επιτροχάδι πάντα, υπήρχε στην εισήγησή μου υπήρχε ένα κομμάτι το οποίο για τι αραβικέ το οποίο λόγω χρόνου το παρέλειψα για να είμαι μέσα στον χρόνο Πόσο χρόνο έχει, διάθεσή μου. Θέλω να πω το εξή: Υπάρχει, ένα, ε, υπάρχει καταρχάς, ε, είναι σύμπλεξη πολλών προτζέ στο περίπλοκο τοπίο τη Μέση Ανατολή, το οποίο συναρτάται και με τι παγκόσμιε εξελίξει. Προφανώ. Το ένα στοιχείο είναι οι υπόγειε διαδρομέ τη οργή και τη αγανάκτηση των λαών που φτάσαν σε ένα σημείο συμπίκνωση και εξεράγησαν. <συκλή> <συκλή> το ότι δεν οδηγήθηκαν. Εκεί που θα μερικιστούσε κανείς είναι συνάντηση των άλλων παραγόντων. Πρώτον, το ότι δεν υπήρχε κίνημα επαναστατικό το οποίο έχει χτυπηθεί εδώ και χρόνια και μάλιστα από τις λεγόμενες προοδευτικές δυνάμεις αναφέρνουμε σε Νάσερ και Έτσι, τα οποία ως άλλο τουλάχιστον τα θα θυμάται εκεί που πιστεύουν και άλλοι Δεύτερο, υπάρχει ένα project τα τελευταία χρόνια σε όλες αυτές τις χώρες αστικού μετασχηματισμού το οποίο συναντάμε ακόμα και στο θεοκρατικό Ιράν, το οποίο πυροδοτεί κινήσεις και ενισχύεται αυτή τη φορά από τους υπεριαλιστές, σε αντίθεση με τη στάση των υπεριαλιστών, την πρώτη φάση, την πρώτη περίοδο αστικών μετασχηματισμών αυτών των χωρών, του στο Ιράν, του Νάσερ στην Αίγυπτο, του, ε, του Νασερικού Ιεν Γέννη Κινήματος και του Μπαθικού, Ανατολή, το οποίο το υπονόμευσαν οι Αμερικάνοι, το, οι υπεργαλιστές, κύριοι Αμερικάνοι, και, ε, με συνεργασία και το μουσουλμανικό στοιχείο των φεουδαρχικό δυνάμενων, οι οποία σε μια επόμενη φάση, με βάση διάφορες εξελίξεις που δεν έχω χρόνο να τις αμέτεισουν, ανέλαβα, στην επιφάνεια βέβαια, να εκφράσουν τα αντιυπεργαλιστικά αισθήματα αυτών των λαών. Μιλάω για, και για τα δύο κανάλια μέσα από τα οποία εκφράζεται αυτή η τάση, και το Ιρανικό και της Αλκάιδα, που εκφράζει τα πιο καθυστερημένα φεουδαρχικά στοιχεία αυτής της περιοχή. Υπάρχει σύνδεξη όλων αυτών των προοραγώνων σύν την παρέμβαση των εμπενελιστικών δυνάμειων, που πάνω στο έδαφος της οργής του κόσμου παίζουν τα δικά τους παιχνίδια. Όσο με αφορά και για να κλείσω εδώ και για να είμαι μέσα στον χρόνο, Θεωρώ ότι παρόλες αυτές τις συμπλέξει και τα αρνητικά στοιχεία, το ερπιδοφόρο στοιχείο που υπάρχει και αυτό που ευερπιστούμε θα καθορίσει το μέλλον, είναι αυτή η ορκή του κόσμου που, συμπυκνώνεται, που έχει συμπυκνωθεί και βγαίνει πλέον στο δρόμο. Μπορεί να καταλήγει αυτή τη στιγμή, επειδή οι συσχετισμοί είναι αρνητικοί, σε λύσεις οι οποίες δεν είναι αυτές που εξυπηρετούν τα ναϊκά συμφέροντα και προοπτικές, αλλά ωστόσο σε αυτό το έδαφο, σε αυτή την κίνηση του κόσμου, υπάρχουν τα αναπτύσσονται, γεννιούνται και αναπτύσσονται τα δεδομένα που θα δώσουν τις απαντήσεις που θέλουμε στην πορεία των πραγμάτων. Σήμερα σε δύο λεπτά δεν μπορώ να σχολιάσει τρει πολύ ενδιαφέρουσες εξυγήσεις. και είναι γιατί πάντοτε είναι τα σημεία και των εισηγήσεων που σε κάνουν να σκεφτείς μετά μια πρώτη αντίδραση της διαφωνίας. Αλλά δυστυχώ ο χρόνος δεν το επιτρέπει. Αναγκαστικά θα επικοινώσω σε ένα σχόλιο mm -hmm. με διάφορε Η... Και αρχίζω με κάτι προκλητικό που υπάρχει μέσα στις ερωτήσεις ε, των οργανωτών. Μια συμφωνώ απόλυτα και με τον Λένιν και τον Έγγελς, η δημοκρατία είναι κράτος. Και η κοινωνία την οποία θα είναι πραγματικά ελεύθερη, αυτή η οποία παλεύουμε δεν μπορεί να είναι παρά μια πανανθρώπινη, αταξική, κομμουνιστική, ακρατική, ανεξουσιαστή ελευθεριακή κοινωνία. Όλα τα άλλα είναι πάνω θα έχουν το στοιχείο και την απειλή Τη μετατροπή του σε εργαλεία, εκμετάλλευση, καταπίεση και εξεκτερισμού ανθρώπου από άνθρωπο. Το έργο δεν τελειώνει, το τελειώνει μόνο σε αυτόν τον ορίζοντα. Από αυτή την άποψη δεν μπορούμε να βάλουμε και δεν πρέπει να ταυτίσει κανείς τόσο εύκολα τη δημοκρατία με την ελευθερία. Ένα. Και δεύτερο, η κριτική στην αστική δημοκρατία ή κάτι άλλο είδους δημοκρατίας δεν σημαίνει ότι είσαι υπέρ του αυταρχισμού ή της, ε, του ολοκληρωτισμού ή κάτι άλλο. Μην ξεχνάτε μια άλλη φράση του Έγκελ που, ίσω, είναι πιο προκλητική. Η φράση του που λέει ότι την ώρα τη μεγάλου κινδύνου τη αστική εξουσία, όνο θα απειλείται παντού από την κοινωνική επανάσταση, η αντίδραση θα συσπηρωθεί κάτω από την σημαία τη καθαρή εισαγωγικά δημοκρατία. Τι άλλο είναι η θεωρία των δύο άκρων στι μέρε μα από τους αντιδραστικούς μα μας κυβερνάνε. Και δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αυτό. Ε, είμαστε εχθροί τη δημοκρατία και εμείς, και οι Χρυσά Αυγή εξίσου. Και στο όνομα της δημοκρατίας, ο κάθε Δενιζέλλος θα θέλει να όνομα του να βάζει εκτός νόμου τη Χρυσή Αυγή, θα βάλει όλους εμάς. Γιατί όντω, όταν... Οι οι δραστηριότητε εκείνε του κράτου που έχουν στοιχείο κοινωνική έτσι, ή εθνική εμβέλεια, γιατί κάπω έτσι κατάλαβα αυτό το πολύ μεγάλο, αποδυναμώνονται. Άλλε πλευρέ του κράτου ενδυναμώνονται. Οι καταστατικέ που έχουν βασίλειε και πριν, οι δορυφορικέ τον... mm. πολιτικών επεμβάσεων κτλ. Mm. Και αν θέλετε, χωρίς, γίνεται εφαλτήριο το κράτο-έθνο για τα σχέδια τη παγκοσμιοποίηση, αλλά δεν έχουμε χρόνο για αυτά. Ξαναγεννώ σε αυτό. Με επίκληση τη δημοκρατία. Μια καθαρής και χωρί επίθετα δημοκρατία μπορεί να γίνει απειλή. Και μάλιστα τώρα, εδώ και μάλιστα στη χώρα μα. Για την επόμενη περίοδο, την αμέσω επόμενη περίοδο. Bon, ε, ναι, εντάξει, πέρασαν τα δύο λεπτά, αλλά επιτρέψτε να πάνω σε αυτό. Δεν έχω χίλιε για όλου, θα κάνω για άλλη πάλι στο ίδιο. Κοιτάξτε, που έχει και σχέση με αυτό. Όντω. Είμαστε ενάντια σε κάθε ελίτ, προονομιούχα, προνομιούχα, ή οτιδήποτε άλλο, ε, αλλά επί, η δευόμενη ειδική της, πολι, της πολιτικής δεν, είναι, δεν θα μπορούσε να υπάρχουν αν από κάτω δεν υπήρχαν η άλλοι ειδικοί, αν δεν υπήρχε αυτό που λέω το πω στην παρξιστική αν δεν υπήρχε ο κοινωνικός και τεχνικός καταμερισμός της εργασίας. Για την οποία ο Μάρξ είχε απόλυτα δίκαιο είναι η πηγή κάθε και κάθε από ξένες τους ανθρώπους από άνθρωπο. χωρί την υπέρβαση του καταμερισμού της εργασίας, πάντα κάποιος ειδικός μαζί και οι ειδικοί της άμεση Δημοκρατίας θα μας κάτσουν κάτι πάνω από το σβέρκο. Στο όνομα οτιδήποτε. Να άποψη. Λοιπόν, όλο αν θέλετε ελευθερία και όχι απλά τυπική δημοκρατία, πρέπει να παλέψουμε ακριβώς για την υπέρβαση το, τη του κοινωνικού καταμερισμού τη εργασία. Πάνω από νομοτελείω, θα μα πάει σε κάτι άλλο. Λέει, για το θέμα τη οργής, για το οποίο συμφωνώ, σε σύμμετρο σκάλιν θα χαλάμε. Αλλά εν Λοιπόν, στο ζήτημα τη οργή. Υπάρχει, συγχωρέστε με την λογοτεχνική παρέκβαση. Υπάρχει μια καταπληκτική φράση του Σολομού, που είναι ο πιο παρξηγημένο ποιητή στην Ελλάδα στην ομιλία του σε ένα επικίδιο, στον, στον, στον, στον, στον Κοφόσκολο, που μίλαγε για την οργή σαν το εργαλείο της δικαιοσύνης. Υπάρχει η τυφλή οργή και υπάρχει η οργή που δουλεύει για τη δικαιοσύνη. Και αυτή η δικαιοσύνη δεν μπορεί να περιοριστεί από νόμους. Πάει πέρα από τις νόμους. Είναι πραγματικά δικαιοσύνη. Ο νόμος είναι πάντοτε ο νόμος της ανισότητας. Το δίκαιο της ανισότητας της δικής προγράμμας τους... Λοιπόν, πρέπει να πάμε πέρα από αυτό, σε μια πραγματική δικαιοσύνη και εκεί, είναι η ελευθερία του είναι τον βασίλειο σε... επί της και όχι στους ουρανούς συσταγωνίες. Ευχαριστώ. Εγώ θέλω να σχολιάσω στους μου. Δεν θα, θα σχολιάσω τώρα τον ε, Ξέντρο Βουσάβα Μεχαλή γιατί το έκανε κατά στην τοποθέτησή μου. Ε, και δεύτερον, γιατί μου αρέσει ο αναλυτικός σαρώστης νεκρήλη και όχι ο πύρινος. Ε, ε, όσον αφορά το ίδιο Σαμαρά, όσον αφορά τον ίδιο Σαμαρά, ε, νομίζω ότι συμφωνούμε στο βασικό ότι οι εξελίξεις, ο φίλος στην ταξική πάλη κτλ. Και, τα και, τα και ότι ε, ε, οι, τα, οι, οι, οι όλες οι εξελίξει Ω αποτέλεσμα του συσχετισμού δύναμη. Αλλά η αποδυνάμωση του κράτου δεν την εννοώ. Κατάλαβα ότι το είπα ότι θα προκαλέσει την, και προκάλεσε την, την, την αντίδραση. Δεν εννοώ ότι το κράτο σαν μηχανισμό, δηλαδή αυτό που πρόσθεσε εμέσω ο Σάββατο δηλαδή Μιχαήλ πολύ σωστά, σαν καταστατικό μηχανισμό μπορεί κάλλιστα να ενδυναμώνεται. Αλλά σαν, ε, σαν σχέση, όπω το, το νόρισα εγώ με τον εκδότη μου, βλέπω ότι αποδυναμώνεται και οι εφορίε περισσότερο που είπατε, μάλλον διαλύονται παρά αυτό είναι βεβαίω ένα δεν είναι τόσο σημαντικό το παράδειγμα. Αλλά, ε, όσον αφορά το θέμα της, των, των, των, των αραβικών επαναστάσεων και του ρόλου του υπεριαλισμού, ε, ακόμα και να συμβαίνουν αυτά με την ανάμειξη του εμπεριαλισμού, δεν πρέπει να τα βάζουμε σε πρώτη, ε, σε, πρώτη, ε, σε πρώτη εικόνα, διότι θα χάσουμε την από τα κάτω αυθεντική ιστορική διαδικασία. Δεν αρνούμε ότι μπορεί να συμβαίνουμε για την ανάμεξη του εμπειριαλισμού, αλλά μην φτάσουμε στο σημείο να λένε <σομίως> ότι όπως... το κύριο είναι η κίνηση του κόσμου Πολύ σωστά, οκ. Είμαστε Λοιπόν, τώρα, θέλω τώρα όμως να υπερασπιστώ, να πάω στο άλλο ακρό και να υπερασπιστώ ορισμένα πράγματα από, από την εισήγηση του Γιώργου Οικονόμου. Η νεφαλιότητα της, οποίας, η προσέ, η νεφαλιότητα της προσέγγισης του ε, έχει μία... Ε, θα έλεγα ιστορική οριμότητα ακόμα και σε σχέση με όλε τι άλλε που άφουσα και τι δικέ μου ακόμα. Το λέω αυτό με την έννοια ότι αυτό που είπε για του ειδικού, εγώ το καταλαβαίνω σαν ένα σημείο συμφωνία με αυτό που είπα νωρίτερα ότι η δημοκρατία είναι εκδημοκρατισμό τη εξουσία αλλά και εκδημοκρατισμό τη γνώση. Να μην χάσω άλλο χρόνο πάνω σε αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι ένα, ένα σημείο συμφωνία. Το δεύτερο σημείο είναι ότι ε, συμφωνούμε απολύτω ότι πράγματι, αυτό περιέγραψα και εγώ, ε, στι πλατείε υπήρξε η ανάδυση τη πολιτική. Για μένα ήταν περισσότερο σημαντική η πλατεία Ταχρήτη και η λιγότερη πλατεία Συντάγματο, για το γεγονό και μόνο, παρότι θα προτιμούσα να είναι η Συντάγματο, για το γεγονό και μόνο ότι η Ταχρήτη συνεχίζει ω διαρκής πραγματικά επανάσταση κάθε φορά που πάει η εξουσία να ε, κάνει κατάχρηση ε, ε, του ιατρικού Μάνι και ο πρόεδρος, ε, ε, Οι άνθρωποι ξαναβγαίνουν στην πλατεία. Αυτή είναι η κλασική κυβερνητική διαρκή επανάσταση, η οποία είναι δημοκρατική. Άρα, διαρκή επανάσταση είναι μόνο η δημοκρατική επανάσταση. Και αυτό το βλέπουμε στην πλατεία Τα Χρή. Δεν, δεν το είδαμε στο Σύνταγμα. Αυτό είναι το ιστορικό στοιχείο που θα ήθελα να συζητήσουμε. Το, το, το περίμενα και το ήλπιζα, και πιστεύω να, να υπάρξουν και άλλε φάσεις. Το τρίτο σημείο είναι από την προσθέτηση του Γεώργου Ορκονομού είναι ε, ε, σχετικά με τα ανελεύθερα καθεστώτα τα σοσιαλιστικά. Και εγώ δεν έχω πάλι να τα χαρακτηρίσω ανελεύθερα. Ε, δεν θα ήθελα, όμω να στρέψω την ε, κριτική μου προς την αριστερά με αυτόν τον, ε, με αυτόν τον τρόπο, διότι, όπως είπε, είναι πολλές οι αριστερές. Δεν νομίζω ότι είναι γόνιμο να πούμε αυτό. Είναι πλέον μια κοινή ιστορική γνώση σχετικά με τα καθεστότα αυτά, αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να το βάλουμε σε μια προγραμματοπίδα προκειμένου να ανασυστήσουμε τον διάλογο πληροφοριακότητας μέσα στην αριστερά. Ευχαριστώ. Καμιά πρέπει νομίζω αυτό που εγώ ήθελα να τονίσω είναι η διευκρίνηση. Αν δεν διευκρινίσουμε πράγματα, δεν μπορούμε να πάμε μπροστά. Το βασικό απαραίτητο πράγμα. Και ε, αυτό που ήθελα να θίξω στον περιορισμένο χρόνο ήταν ακριβώ οι συγχύσει που υπάρχουν μέσα στον χώρο τη αριστερά και δεν διευκολύνουν μια παραπέρα δημιουργία μια ελεύθερη συζήτηση για να ξεκαθαρίσουμε τι όραμα θέλουμε. Διότι αυτό το οποίο λείπει από την αριστερά και από την ελληνική κοινωνία είναι το όραμα. Το όραμα τη αριστερά έχει χαθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και κυρίω κατέρευσε μετά το 1989 και ε, πρακτικό και θεσμικό. Πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτέ οι χώρε δεν είχαν καμιά σχέση με σοσιαλισμό ούτε με κομμουνισμό. Παρότι λέγονται έτσι, ήταν μόνο με ολοκληρωτισμό, μόνο με αυταρχισμό. Και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε ότι πάει στην ιστορία αυτό το πράγμα πια. Δεν μπορεί να αποτελέσει κατά κανέναν τρόπο έμπνευση για τη δημοκρατία. Έτσι, αν θέλουν τη δημοκρατία, την άμεση δημοκρατία. Ένα αυτό. Το δεύτερο έχει να κάνει με πάλι αυτό που θίγεται εδώ πέρα, συγκρίνουμε την πλατεία Ταχρήρ με το Σύνταγμα. Είναι άλλα πράγματα. Εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να συγκρίνουμε. Πρέπει να δούμε την ποιότητα του ενό και την ιδιαιτερότητα του άλλου. Στην πλατεία Ταχρήρ προσπαθούν οι άνθρωποι να έρθουν στην κατάσταση που είμαστε εμεί, δηλαδή να αποκτήσουν ένα αντιπροσωπευτικό κοινοβουλευτικό παλίτευμα, όχι ίσω με τι παθογένειε δικέ μα, μα καλύτερε ίσω αν θέλετε. Όμως στην πλατεία Σιτάματος είχαμε ένα παραπέρα βήμα. Είχαμε την άμεση δημοκρατία. Αυτό είναι το σημαντικό. Διευκρίνησε τι σημαίνει η δημοκρατία. Και από εκεί και πέρα οι συζητήσεις σε διαφορετικό επίπεδο κατά τη γνώμη μου. Και κατά τη γνώμη και άλλων πολλών. Είναι πολύ σημαντικό βήμα. Πολύ σημαντικό στην τεχρή. Δεν υποτιμάω ούτε στην Ισσία ούτε στην, ε, ε, ε, στην Ισπανία. Έτσι είναι διαφορετικά πράγματα ούτε στην Νέα συμβάλλει με τον τρόπο της και αυτό πρέπει να δούμε. Τι δίνει η μία και τι δίνει άλλη. Είναι σαν διαφορετικά επίπεδα, δεν μπορούμε να τα συγκρινούμε. Το άλλο, να σχολιάσω λίγο αυτό που είπε ο Λένιν εδώ πέρα, που έχει μέσα η προκήρυξη, ότι η δημοκρατία είναι επίσης κράτος και ότι συνεπώ και η δημοκρατία θα εξαφανιστεί επίση όταν θα εξαφανιστεί το κράτος. Επιστεύω ότι ο Λένιν δεν έχει καταλάβει τι σημαίνει δημοκρατία. Επιτρέψτε μου, συγγνώμη, ε, πάντοτε και ω σχήμα λόγου αυτό, για να διευκρινίσω τι θέλω να πω. Ε, όπω προσπάθησα να πω και όπω φαίνεται στην ιστορική ε, διερεύνηση τη δημοκρατία, η δημοκρατία είναι αντίθεται με το κράτο ω θεσμό, ω μηχανισμό. Γιατί ακριβώ το κράτο ασκεί μια εξουσία, είναι μια γραφειοκρατία έξω από την κοινωνία και στρέφεται εναντίον τη κοινωνία. Συνεπώ, όταν λέει ο Λένι ότι θα εξαφανιστεί όταν η δημοκρατία θα εξαφανιστεί, τώρα τι εννοεί η δημοκρατία, Ο Λένι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, Έτσι. Το πρόβλημα είναι ότι όταν θα εξαφανιστεί το κράτο, τότε θα έχουμε δημοκρατία. Και δεν γίνεται να τα συγχαίουμε αυτά τα πράγματα, διότι είναι ακριβώ αντίθετα. Η δημοκρατία η άμεση, όπω την εννοώ εγώ και όπω μα έχει δείξει πολύ καλά ο Καστοριάδη αλλά και άλλοι στοχαστέ, είναι αντίθετη στο κράτο. Αντίθετη στη γραφειοκρατία. Αντίθετη στους ειδικού. Αντίθετη στην ε, από τα πάνω επιβολή πραγμάτων. αυτόν είναι στους αντιπροσώπους, Στου Αντίθετη στα κόμματα. Αυτό πρέπει να γίνει εμφανέ. Να μην έχουμε κάποια ε, α πούμε σύγχυση. Οπωσδήποτε το σύστημα αυτό το οποίο χαρακτήρισα ω το ολιγαρχικό κοινοβουλευτικό πολιτεύμα. Ε, δεν τροπαξιώνω, είναι πολύ σημαντικό και δεν το θεωρώ τυπικό. Αυτά που έχουμε κατακτήσει, έχουμε. Ο κόσμος, η εργατική τάξη, ε, οι ευρύτερες λαϊκές ε, ε, συσπυρώσεις και αγώνες είναι ουσιαστικά δικαιώματα, ουσιαστικές ελευθερίες, δεν είναι τυπικές. Απλώς αυτά τα σημαντικά πράγματα δεν αρκούν, δεν απαρκούν για να χαρακτηρίσουν αυτό το πολιτέμα. Ω αντιπροσωπευτική δημοκρατία, είναι παραμένει ολιγαρχία. Αυτό το δικαίωμα που έχουμε σήμερα εδώ πέρα να μιλάμε ελεύθερα και να βρίζουμε τον οποιοδήποτε και να συγκρόμαστε με επιχειρήματα βέβαια μέσα στα πλαίσια τη λογικής και του πολιτισμού είναι ένα βασικό ουσιαστικό ε, δικαίωμα και μια ελευθερία. Το έχουμε ακόμη. Στην Αίγυπτο δεν το είχαμε. Δηλαδή είναι διαφορέ πολύ σημαντικέ. Και όταν κάνουμε κριτική στο σύστημα αυτό το σημερινό, όχι μόνο η Ελλάδα αλλά και διεθνώ. Δεν σημαίνει ότι θέλουμε να έρθει κάποια δικτατορία. Θέλουμε ακριβώ να διευρύνουμε αυτό το πλαίσιο των δικαιωμάτων, των ελευθεριών με ένα βασικό πράγμα που γείπει σήμερα. Ποιο είναι αυτό και εδώ έχει σχέση με την ελευθερία. Έχουμε ελευθερίες και τελειώνω. Είναι το πολιτικό νόημα της ελευθερίας που δεν υπάρχει σήμερα. Και αυτό το πολιτικό νόημα της ελευθερίας όπως μας το έχουν διδάξει και η πράξη και η θεωρητική είναι η συμμετοχή στην εξουσία Αυτό είναι η ελευθερία. Ελευθερία δεν είναι μόνο να μιλάμε ελεύθερα. Πολιτική ελευθερία που λείπει σήμερα και αυτό θέλουμε ως Άμεση Δημοκρατία είναι να συμμετέχουμε όλοι στην εξουσία, να έχουμε λόγο να, για, για τους νόμους, για τις αποφάσεις, για όλα τα θέματα που μας αφορούν. Και, και ακόμα και για τη δικαστική εξουσία, ακόμα και κυρίως για τον έλεγχο της εξουσίας. Έτσι, είναι πολύ βασικά πράγματα τα οποία νομίζω μπορούν να απασχολήσουν τη συζήτησή μας. Μπορεί όποιος θέλει να κάνει μία ερώτηση, τοποθέτηση, υπάρχει ένα σύρματο μικρόφωνο. Θα πάρουμε δύο-τρεις και μετά θα επανέλθουμε στο πάνελ. Mm. Μερόκης, το βάθος, σηκώσεις τα Αν γίνεται στο μικρόφωνο, γιατί μαγνητοφωνείτε για αυτούς που δεν μπόρεσαν να έρθουν να την ακούσουν από το σπίρι την εκδήλωση. Mm. Ε, λοιπόν, είπε κάποιος, ε, στο τελευταίο ομιλητή, βασικά, στο, στην αρχή της ομιλίας του, ε, αναφέρθηκε στο να διευκρινίσουμε τις έννοιες. Ε, αν γίνεται... Να μην δείχνει είναι κάμερα. Γίνεται αυτό. Ναι, ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, έτσι, προς, σε μια προσπάθεια να διευκρινίσουμε τις έννοιες, ε, θα αναφερθώ στον τρόπο με τον οποίο ανέκυψε ε, η αστική δημοκρατία, η αστική έννοια της ελευθερίας, και η δύο έννοιες, νομίζω έτσι και η δημοκρατία και η ελευθερία είναι ιστορικές είναι έννοιες οι οποίες σε κάθε συγκεκριμένη περίοδο έχουν και συγκεκριμένο και και διαφορετικό περιεχόμενο θα το δούμε λίγο λοιπόν αυτό τώρα παρακάτω η αστική δημοκρατία Προέκυψε έτσι ω επιτοπλίστων από, από τον γαλλικό διαφωτισμό, τον αγγλικό διαφωτισμό, γερμανικό διαφωτισμό, την, Επανά, την γαλλική επανάσταση κλπ. Ε, προέκυψε με βάση κάποιες συγκεκριμένες αρχές, με βάση ω σκύριο βάση τον ορισμό, τον αστικό ορισμό ε, τη ελευθερία. Η ελευθερία ε, στην αστική εποχή χαρακτηρίζεται ω η ελευθερία του να κάνω ό,τι θέλω έτσι, Αρκεί να μην εμποδίζεται η ελευθερία του άλλου. Δηλαδή, κοινώς, η μόνη μου σχέση, η μόνη σχέση την οποία έχω εγώ με κάποιον άλλον, είναι ότι εγώ είμαι ελεύθερος να κάνω ό,τι θέλω, αρκεί να μην περιορίζει το άλλο Αυτή, κατά την προσωπική μου άποψη, και όχι μόνο κατά την δική μου άποψη, ε, είναι μια εγωριστικού τύπου ελευθερία. Είναι η ελευθερία του απομονωμένου ανθρώπου. Είναι η ελευθερία που βλέπει τον δικό του ω μόνο του, ω αυτόνομη μονάδα. Που φαντάζεται τον εαυτό του στον τον δυνατό να κάνει το οτιδήποτε, και το μόνο, ο μόνο περιορισμό που υπάρχει είναι να μην του περιορίζει ο άλλο ή να μην περιορίζει εσύ την ελευθερία, αυτή την ελευθερία του να κάνω εγώ ό,τι θέλω. έτσι. Ε, ο μόνος μόνο περιορισμό λοιπόν είναι αυτό. Κοινό είναι μια ελευθερία η οποία αγνοεί στοιχεία συλλογικότητα. Αγνοεί τη δυνατότητα να καταλαβαίνω τον άλλο. Να καλανώ τις ανάγκες του, τις θεομορφίες του, να υποτάσσομαι σε αυτές, έτσι, για να μην έχω πρόβλημα με τον άλλο. Είναι ένας ορισμός, έτσι, η ελευθερία... Ε, ε, συγνώμη, αν, αν μπορεί λίγο να ολοκληρώσει για να μιλήσουν και άλλοι και μπορούμε να επανέλθουμε α πούμε. Πολύ σύντομα, όσο πιο σύντομα ε, ε, γίνεται. Υπόθηκαν πολλά χέρια. Ναι, ναι, αν ναι, μπορείς καλά, το έχετε, το έχετε, Λοιπόν, όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτό ο ορισμό λοιπόν τη ελευθερία είναι έτσι ο ορισμό, είναι η βάση με βάση την οποία ορίστηκε η αστική δημοκρατία. Και τα αστικά δικαιώματα. Έτσι, τα δικαιώματα ισότητας, ε, πώς το λέτε, το, το, το δικαιώμα της ισότητας στα διάφορα άλλα δικαιώματα, βασίζονται ακριβώς πάνω σε αυτό, βασίζονται πάνω στα δικαιώματα του, του, του ομονομένου ατόμου. Ως εκ τούτου, έτσι, αυτή η ελευθερία, αυτά τα δημοκρατικά δικαιώματα, τα οποία ε, εμφανίζονται στην αστική εποχή, επί δύο αιώνες, ε, προχωράς πιο προχωρά, γίνεται, επί δύο αιώνες, ε, δεν υπερασπίζονται ω δικαιώματα υποκριτικά από την αστική τάξη. Των αντίων υποστηρίζονται ε, κανονικότατα ως κατάκτηση της αστικής εποχής. Υποστηρίζονται πάρα πάρα πολύ ειλικρινά και υποστηρίζονται για τον εξή λόγο. Γιατί η ηλική βάση ακριβώς αυτή της ελευθερίας είναι η ελευθερία του αστού, του κεφαλαιοκράτη να πουλάει ελεύθερα τα δικά του τα υπορεύματα. Ως εκ τούτου, η δημοκρατία, ως αστική δημοκρατία, ε, δεν είναι ένα σημείο και η αστική ελευθερία όπω την ορίσαμε πριν. Δεν είναι ένα σημείο το οποίο αφορά τη χειραφέτηση τη ανθρωπότητα. Δεν είναι ένα σημείο το οποίο αφορά του κομμουνιστέ. Οι κομμουνιστέ, όσο εκ το πλήθο, δεν αναφέρονται στη δημοκρατία όσον αφορά τον τελικό σκοπό όπω αναφέρθηκε και πριν. Ήρθατε εδώ πέρα λοιπόν στο εξή ερώτημα. Στο βαθμό. Και σε παρακαλώ, κλείσαμε αυτό το ερώτημα. Είχα κι άλλο Θα επανέλθουμε μετά, επειδή σηκώθηκαν ναι. ε, Στο βαθμό όπου. Ε, η δημοκρατία ως στοιχείο, το οποίο το γνωρίσαμε ας πούμε ως αίτημα των, κινημάτων, ε, και των, 20, των εργατικών κινημάτων και τον 20ο αιώνα και τον 19ο αιώνα, έτσι, ε, ως ένα ζήτημα το οποίο όντως έπαιρνε πάρα πάρα πολύ έτωνα ε, στο εργατικό κίνημα. Και το ερώτημα πώς, είναι, πώς συνδέεται ένα αίτημα το οποίο είναι ξένο με τον τελικό στόχο, πώς συνδέεται... Ε, αυτός ο, α, αυτή η τακτική αναφορά πούμε, στη δημοκρατία και προκειμένου στην αστική δημοκρατία όπως ε, έχει προκύψει πάρα πολλές φορέ. Ε, πώς συνδέεται με την στρατηγική της κυραφέτης ανθρωπότητας αυτό ο κύριος καπέλο έχει ζητήσει δεύτερο στο λόγο μετά ο ζωή και θα επανέλθω στο πάνελ α, και ο και μετά στο πάνελ Mm, yeah. Κοιτάξτε, εγώ θα σας κουράσω, απλώ θα θέσω μερικούς προβληματισμούς που αφορά τη σημερινή συζήτηση όσον αφορά τη δημοκρατία. <συοκόσμιο> δεν θα αναφερθώ στα κινήματα της λεγόμενης δημοκρατικής <συοκόσμιο> άνοιξης, διότι, διότι, ας πούμε, εκεί το θέμα ήταν πιο σύνθετα και δεν θέλουν να κάνουν επιφελειακές παρατηρήσεις. Όσον αφορά μέρος για, το, για την προβληματική της... Τη θεωρίας θεωρία και του αριστερού κίνηματο με, με τη γενικότερη σημασία που έχει το αριστερό κίνημα αυτό ιστορικά, θέλω να πω ότι τελικά η επιτακτική ανάγκη για άμεση δημοκρατία πού οδήγησε. Η μεγαλύτερη, θα λέγαμε, ε, ιστορική, ιστορικό γεγονό άμεση δημοκρατία ήταν η Ρωσική Επανάσταση. Πού οδήγησε αυτή η Ρωσική Επανάσταση που είχαμε την άμεση κυριαρχία του λαού ενώπιη. Οδήγησε σύγκρουση μηχανισμών μέσα στα Σοβιέτα στη συνέχεια στην κυριαρχία ενό μηχανισμού πιο οργανωμένου και πιο φασιστικού, που ήταν η Πολυσεβίκη, και στη συνέχεια στην κυριαρχία του Σταρκ. Επομένω, δηλαδή, είναι ένα προβληματισμό. Ένα άλλο θέμα είναι που, στη, στην προβληματική τη ευρωπαϊκή αριστερά που έχει να κάνει τη λεγόμενη αυτοδιαχείριση. Η αυτοδιαχείριση η οποία προβλήθηκε ένα μοντέλο, θα λέγαμε. Τη Ιουγκοσλαβίας καταρχήν, η οποία βέβαια ήταν μια γραφουγρατική αυτοδιαχείριση, δεν θα το συζητήσω για αυτό το θέμα, αλλά αυτό που εφαρμόστηκε και στην είναι παρά στο γαρυφάλι στην Πορτογαλία, η οποία, τι οδήγησε εκεί, βλέπουμε ότι οι καταλήψεις των εργοστασίων, ποιοι κυριάρχισαν στιγιακές συνελεύσεις με τα εργοστάσια, που ήταν, αυστη, που ήταν αυτοδιαχειριστικά εργοστάσια, οδήγησαν στο να κυριαρχήσουν τα μορφωμένα στρώματα. Τα στελέχη, τα μεσαία και ανώτερα. Διότι είχαν τη γνώση. Οι άλλοι δεν ξέρανε. Και επομένω ήταν δηλαδή, χειραφετημένοι από, από τα στελέχη των επιχειρήσεων. Και φυσικά, ας πούμε, όλη αυτή η προβληματική τη αυτοδιαχείριση, αν διαβάσετε τις, το, τα βιβλία, τα, τα, τα, τα, τα, τα άνθρακα λοιπόν που έχουν γραφτεί, α πούμε, στι δεκαετίε του 60 και του 70, θα δείτε ότι τελικά προβάλλεται η αυτοδιαχείριση των μονοπωλισμένων στρωμάτων. Δεν θέλω να κάνω αναφορά επίση και στα κινήματα τα οποία εμφανίστηκαν δεκατεία, το 60 και το 70. Έτσι. Και τώρα να στο βασικό ζήτημα. Σήμερα, πώς μπορεί να εφαρμόσει μια αριστερά μια δημοκρατία στην Ευρώπη. παραδείγματο χάρη που είμαστε εμείς μέλος της Ευρώπης. Είναι δυνατόν να σκεφτούμε δημοκρατία τοπικά. Τη στιγμή που το κράτο. θα λέγαμε... Με τα υπε υπερεθνικά μορφώματα που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει χάσει την εξουσία τη σε πολλού τομεί το ελληνικό κράτο ή το γαλλικό κράτο ή το ιταλικό κλπ. Δεν μπορούμε μέλο να θέσουμε θέματα δημοκρατία τοπικού χαρακτήρα. Έχω την εντύπωση ότι μιλάτε με, με παλίου με όρου. Σαν κράτη, αδρέφημα στα ανεξάρτητα, θα αποφασίζουμε αυτόνομα και μόνο έχουμε πλέον το, το στοιχείο τη εθνική ανεξαρτησίας. Δεν υφίσταται αυτό. Και αυτό που έθεσε ο τρίτος ομιλητής, δεν ξέρω το όνομά του, ο κύριος Μιχάλη Λεφτεύνε, είναι σωστό όσον αφορά το κράτος. Βεβαίως το κράτος έχει χάσει και χάνει την εξουσία του. Και που το χάνεται όχι μόνο από τα υπερεθνικά και κρατικά μορφώματα, που είναι ένωση και άλλο και άλλα μορφή και όμως και από το γεγονό ότι... Βλέπουμε να τεφίσταται μια σοβαρή, θα λέγαμε, αμφισβήτηση από την κυριαρχία τη παγκοσμιοποίηση του κεφαλαίου. Δηλαδή το κράτο σήμερα δεν μπορεί να ελέγξει πολλού τομεί. Δεν μπορεί δηλαδή να δώσει χώρο στου ιδιωτικού τομεί και να του ελέγξει όπω θα έλεγε ο Χάπερμαν, αλλά ζητάει ένα ισότιμο χώρο παράλληλο και δίπλα στο κράτο. Θυμηθείτε ότι πολλέ από τι λειτουργίε του κράτου. Έχουν γίνει ιδιωτικές. Το κράτος δηλαδή σήμερα χάνει την εξουσία του. Στο θέμα της παιδείας, στο θέμα της, ακόμα στο θέμα της ασφάλειας, στο θέμα της, της υγείας, έχουμε δηλαδή στοιχεία του ιδιωτικού τομέα, ο οποίο διεκδικούν και αφαιρούν αρμοδιότητες από το κράτος. Δηλαδή το κράτος σήμερα, λόγω της παγκλησμοποίησης, είναι σε αδυναμία να παίξει ένα ρόλο, θα λέγαμε, και αυτό φαίνεται από την κρίση που περνάει, είναι σε αμηχανία να, να, να, να καθορίσει πολιτικές μακροπρόβλημα στο επίπεδο του οικονομικού, διότι δεν ελέγχει τις οικονομικές ροέ. Ε, <στονίτω> αν γίνεται, παρακαλώ, μια ανωτελεία εδώ και επανεχόμαστε. <στονίτω> Βεβαίως. Ναι. Και όσα φορά και, και το ο έθνος. Και το έθνος, τα αρκεία κεχλό, μοιάζει. Με τις, με τις διάφορες αλλαγές των μεταστευτικών ρευμάτων, χάνει πλέον εκείνο το μονοκόμματο χαρακτήριο που είχε. Γι' αυτό ήθελα να θέσω εγώ το ερώτημα ότι δεν μπορούμε να μιλάμε σήμερα για δημοκρατία. Ακόμα να λάβουμε υπόψη μα θα λέγαμε, τη νέα πραγματικότητα που είναι υπερηθυντικά μορφώματα. Δεν μπορούμε να αναφαρμόσουμε μια δημοκρατία εδώ στην Ελλάδα, αγνοώντας την οικονομική και κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα που γίνεται εδώ στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Σας. Ε, για τη δημοκρατία λοιπόν, με την Ελένη σχολιάζαμε πριν καθόμασταν, ακούγαμε τον τελευταίο μιλητή Αναροστήσεις που θα πάς, θα πάσες. οπουδήποτε δεν θα πάσες το γιατρό κι τα διβάη. Γνωστά επιχειρήματα αυτά, είναι ο Πρωταγόρας. Είναι ο Σωκράτης και ο Πρωταγόρας. εγώ το φάμε το σχολείο. Δεν είμαι νομικό νομικός, είμαι. δεν είχα κάνει φιλοσοφία. Ε, αλλά βασικά, για τα πολύ η η η η σύγκρουση ε, είναι αιώνια. Αν διαβάσουμε τον Πρωταγόρα ξανά και δεν έχει κανένα αρχή Αθήνα, συνεχίζεται μέχρι τώρα. Κάποιοι από εμά που είμαστε με τον Πρωταγόρα έχει κάτι με το Σοκράτη. Με θύμισε η μετά ο Πρωταγόρα σκέφτεται ένα μύθο. Μα οι Θεοί δώσανε στον άνθρωπο την κρίση και την εδώ. Έτσι για να, για να φτιάξουν μια κοινωνία και να φύγουν από μια αγρία κατάσταση προσπαθούσαν να δικαιολογήσουν πώ όλοι οι άνθρωποι μπορούν πραγματικά να συμμετέχουν στη διαχείριση των κοινών πραγμάτων. Πόσο κράτη συρρονεύεται α πούμε. Λέει και, γιατί έχουν οι 49 δίκαιο και όχι 51, και αν είναι 50-50, θα ρίξουμε κλήρωση. Συνεχίζει αυτό πώ θα το έχει ο Χέγκελ. Πολλού αιώνε μετά. Δηλαδή, ε, ο Τεκάρθ, έτσι, ε, ξεκινάει, είναι η καλύτερη φιλοσοφική θεμελιώδη στιγμή στον πρωταγωνιστή τη Δημοκρατία. Από όλα τα πράγματα που έδωσε ο Θεό στον άνθρωπο, αυτό που πήρασε πιο δίκαια είναι η κρίση. Η, η ορθή κρίση. Στου ανθρώπου αυτό είναι κοινό. Αυτή η φιλοσοφική θεμελίωση γιατί όλοι οι άνθρωποι θα μπορούσαν να αυτοδιαχειριστούν την πολιτεία του, α πούμε. Είναι σχεδόν το επιχείρημα του Πρωταγόρα. χώρα. Ο Χέντιαν θα δω αντέστρεφε αυτό μετά. Θα ξαναέλαγε τα, τα επιχείρηματα του Πλάτωνα. Και η συζήτηση δεν τελειώνει ποτέ. Οπότε, η δημοκρατία είναι μια προβληματική έννοια. Έχει σχέση τη δημοκρατία με τον καπιταλισμό. Θα διαφωνήσω με τον Μιχάλη. με το συγχαρώ για την σύγκριση. Εξόχω φιλοσοφική και ενδιαφέρουσα. Ε, όταν μιλάει ο Περικλή στον περίφημο λόγο για δημοκρατία, δεν μιλάει σαν τον δεν μιλάει για κανόνε, οι πολλοί, οι λίγοι. Περιγράφει μια νεωτερικότητα. Τι λέει, περιγράφει μια ζήκλιχχχkeit, όπω το λέγαμε με το Χέκερ, μια εθνικότητα, ένα κοινωνικό ήθο. Λέει, εμεί είμαστε διαφορετικοί. Εμεί κάνουμε, κάνουμε νεωτερισμού, πειραματιζόμαστε, δείμαστε του άλλου, δεν ακολουθούμε την πεπατημένη. Είμαστε περιγράφει μια κοινωνία δυναμική. Αυτό το πράγμα που περιγράφει, που δεν το περικλίνω, θυκιδίδης που ήθελα να μείνει στον αιώνα το άπαντα να το θαυμάζουμε, οι Δυτικοί, οι καπιταλιστές κλπ. το βρίσκουν όχι ως ε, εγκόνου τη δημοκρατίας τους, αλλά ως εγκόνου του Δυτικού ανθρώπου, του εταιρικού, του καπιταλισμού κλπ. Ε, συνεχίζω, υπάρχει προφανώς σύνδεση του καπιταλισμού και της δημοκρατίας, υπάρχουν στοχαστέ που αναφέρεται σε αυτούς, είναι κλασικοί μαρξιστές, φιλό... φιλόσοφοι και φιλολογοι πάνεκο, κομπορντίκα ε, και τα λοιπά. Πολύ επαρκείς φιλολο... φιλολογικά μαρξιστές πάνω στο Μάρξ. Προφανώς η σύνδεση είναι ότι από το νόμο της αξίας, ανταλλαγής ισοδυνάμων εμπορευμάτων, μικρή εμπορευμάτων, παραγωγή και τα λοιπά. εκεί γεννάται από την αξία τη αντιπροσώπευση του εμπορεύματο, γεννάται και η αντιπροσώπευση του ατόμου. Η δημοκρατία είναι συνδεδεμένα πράγματα αυτά τα δύο, λογικά και ιστορικά. Ιστορικά, πού στην Ιταλία, από το μεσαίο να αναγέννηση. Εκεί θα μπορούσαμε να βρούμε μικρέ δημοκρατίε, πριν αναλάβουν τη Φλωρεντία, πώ του λένε του τραπεζίτε του, με δίκου. Εκεί θα μπορούσε να πει στι μικρέ επορματικέ κοινωνίε, που έχουν ανταλλαγή εισοδημάτων, που πρώτη φάση του καπιταλισμού. Εκεί η δημοκρατία, υπάρχει σχετικά ισότητα, δεν υπάρχουν καπιταλιστέ του Πολιτάρι. Θα μπορούσε να πραγματοθεί ιστορικά. Βέβαια, τι λένε αυτοί οι μαρξιωτέ πιλόγοι, γιατί ο Φορχάιν ως ένα αρχιμίδιο σημείο τη κριτική θεωρία του Μαρξισμού. Από αυτέ τι συνθήκε, ιστορικά και λογικά, προκύπτει ο καπιταλισμό μοιραία, λέει. Από τις Ιταλικέ πόλεις, πάμε στη Φλωρεντία, αυτό θα καταρρεύσει. Θα πρέπει να έρθει ένα Ιταλικό κράτος μετά από τα εκεί η θήτερα του καπιταλισμού. Πώς ε, ήρει, αν μπορείς με αυτό το σε παρακαλώ, <laughs> το να σου, να πάρω όλο ενέκριση. Ε, ολοκληρώνω. Δεν <χ pentru> διαπέταμαι δηλαδή, δηλαδή, η δημοκρατία, προφανώ, δε, Δεν έχω χρόνο. Απλά να πω, δεν υπάρχει διάκριση άμεσης και άμεσης δημοκρατία δημοκρατίας, καθαίνει απόψή μου τόσο έντονη. Θα θυμίσω, το είπε ο, ο κύριο πριν, θα θυμίσω τον λίγο. Ε, Προφανώ που είπε ότι το πρόβλημα ήταν ε, ε, ότι Όχι ο Λένι ο Πλατωνικός, το τι να κάνουμε, ο Λένι ο Όμορφο το Αυτό που είπε είναι ένα σύνθημα, να κυβερνάει τελευταία μαγείρεσα. Και ε, τι λέει ο Πουλατζά, Ότι μέσα αυτό το ενθουσιασμό των Αμασοδημοκρατικών χάσαμε τι εγγυήσει, τι μεσολαβήσει, την νομική ελευθερία, την ελάχιστη που μα καθερώνει μια στιγμή. Μήπω πρέπει να το ξαναδούμε. Μήπω αυτό ισοπαίδωσε η άμεση δημοκρατία, αντιθέτωχε στην ε, κατορία του προλεταριάτου και, και στο δίκαιο του λαού, ο οποίο <σκοίλιο> αυτό το δίκαιο είναι τόσο απόλυτο δεν σταματάει πιθανά. <σκοίλιο> Θυμίζει το Σέγγελα αυτό, η του πνεύματος. <σκοίλιο> Πώ φτάσαμε στον λογαριασμό, εδώ η Δώρα, ο κ. θα μα τα πει. Πώ φτάσαμε στον ολοκληρωτισμό, είναι χαζία, είναι από δεν τη δέχομαι τίποτα, δεν είναι γερία η ανάποψή μου. Ολοκληρωτισμό. Τι θα έλεγε ο Χέγκελ, α πούμε, θυμίζει με το επιχείρημα του Μπλατζά. Εσεί οι Γιακοβίνοι, με τον άμεση δημοκρατία σα, με τον ρουσό σας, και τον νόμο τη καρδιά σα, κτλ., τον ρομαντισμό σα, τον αθεράπευτο, πού μα οδηγήσατε σε αυτό το τρομερό αποτέλεσμα, σε αυτή την τρομερή δημοκρατία. Μήπω έχει δίκιο, λέει μετά ο Χέγκελ, μήπω διάκριση των εξουσιών. Δεν λέω ότι έχει δίκιο ο Χέγκελ, αλλά βάζει ένα αστικό επιχείρημα πολύ σοβαρό. Μήπω έχει δίκιο ο ποιο θα μα σώσει από αυτό το πράγμα. Θα μπορούσα να μιλάω πολύ ωραία γιατί πολλά... Η ζωή έγινε νομίζω κατανοητό το ο προβληματισμός. Ο Παντελής και μετά θα έρθω λίγο στο πάνελ πριν πάρουμε άλλον έναν καλό γύρο ερωτήσεων. Ε, γεια σας και από μένα Εκφράστηκαν πιστεύω έτσι πολύ αισιόδοξες ε, αναλύσεις όσους τις προοπτικές και καλό είναι να γίνεται κάτι τέτοιο σε δημόσιες ωστόσο, εγώ θέλω να εκθέσω τη δικιά μου άποψη στα βασικά αυτά ζητήματα, η οποία είναι λίγο αναπησιόδοξη και σαν μορφή ερώτηση ε, το θέτω από τώρα πού βρίσκουμε στοιχεία για κάτι παραπάνω από αυτά που θα σας πω τώρα ότι βλέπω εγώ στο κοινωνικό γίγνεστο. Ε, καταρχήν, σίγουρα υπάρχει όντω μια τάση έτσι αριστερή και πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί βλέποντα ποιε είναι οι κρατούσες θέσει αυτή τη στιγμή στο κοινωνικό πεδίο, πάνω στη κρίση και τη δημοκρατία. Όσον αφορά τη κρίση, λοιπόν, ενώ έγινε περισσότερο φανερό από ποτέ ότι αυτό το, αυτό το στοιχείο στο Μάρξ, το οποίο δεν βασιζόταν σε θετικά δεδομένα και γι' αυτό πάντα λιδωλόταν ως μυθο, μυθολογικό, δηλαδή η πτωτική τάση του ποσοστού του κένους, είναι η αιτία για τη κρίση που βιώνουμε. Έτσι, είναι δηλαδή μια κρίση, η οποία είναι κρίση περισσότερη και στηρίζεται στι συνθήκε παραγωγή, μην το αναλύσουμε παραπάνω, και η οποία λύνεται με δύο τρόπου ιστορικά, τη διότι και ίδιος ο ίδιο ομάδα. Ή θα υπάρξει μια αύξηση τη παραξία για να πάμε σε, μια σε ένα κύκλο διαβρυμένο αναπαραγωγή του κεφαλαίου, τη βάλαση φυσικά τη εργατική τάξη, ή θα γίνει η επανάσταση και θα σταματήσουμε μια και έξω με αυτό το ατέρμονο κύκλο. Ενώ λοιπόν η καθεστωτική, έτσι, η συστημική τάση εφαρμόζει στο έπακρο τη μια από τις γιατί αυτό που ζούμε είναι μια αύξηση μάλιστα της απόλυτη υπεραξία, ούτε καν τη σχετική, ούτε καν δηλαδή νέων μέσων παραγωγή κτλ., αλλά αύξηση του χρόνου εργασία για ε, το, ε, το αντίτιμο το οποίο είναι πάνω, με μια ταυτόχρονη μείωση τη αξία τη εργατική τάξη. Ενώ αυτό το κάνει λοιπόν η συστημική τάση, η αριστερή τάση τι προβάλλει σαν λύση. Προβάλλει είτε μια περιχαράκωση στο εθνικό ξανά ενάντια στην παγκοσμιοποίηση, είτε προβάλλει ε, μια ως αποκλειστικό φταίχτη το χρηματοπιστωτικό σύστημα ερμηνεύοντας πάλι αυτή τη κρίση, κρίση υπεπαραγωγής δηλαδή, ότι φταίει αυτό μόνο. Ε, Όλα αυτά δηλαδή τα στοιχεία τα οποία πριν την προηγούμενη κρίση του 73 θεωρούσαμε ότι αυτά είναι τα αίτια των κρίσεων του καπιταλισμού. Διότι τότε λέγανε ότι τα έθνη κράτη επιτέλου τα, τα πέρασε το, ε, το πολυεθνικό κεφάλαιο, επιτέλους ε, το χρηματοπιστωτικό σύστημα έλυσε το πρόβλημα παραγωγής, Αυτά τα έλεγε ο Μαντέλο, Σουίζη, και ότι δεν θα ξανά κρίση, θα έχουμε long waves, Βιμέριας. Ε, Όλα αυτά τώρα ακριβώ ε, ξαναθεωρούνται οι λύσει για να περάσουμε αυτή τη κρίση. Και έρχομαι και στο ζήτημα της δημοκρατίας. Αν προσέξουμε... Ναι, θα τελειώσω τώρα, ε, το, δημοκρατι... το δημοκρατικό στοιχείο σε όλη αυτή τη φιλολογία νομίζω είναι και εκφράστηκε πάρα πολύ έντονα στις εκλογές είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής από τη δεξιά τάση ή η δίκαιη φορολόγηση από την αριστερή τάση. Νομίζω ότι αυτό, αυτό το αίτημα, το οποίο υποτίθεται συμπιχνώνει και ένα δημοκρατικό στοιχείο στην οικονομική ανάλυση, δεν φεύγει καθόλου πέρα από την έννοια τη δημοκρατίας, όπως την ορίζουμε αστική, συστημική κτλ. Δηλαδή, τι λέει, είναι ένα, είναι ένα λακανικό αντικείμενο μικρό α, που λέμε. Δηλαδή, το ανέφικτο, διότι ούτε η φοροδιαφυγή ποτέ πρόκειται να παταχθεί, όπω και το έγκλημα, ούτε οι πλούσιοι πρόκειται να φορολογηθούν περισσότερο, ειδικά σε συνθήκε υπερσυσσόρευση που θέλουν κερδοφορία. Επομένω, φτιάχνουμε ένα τέτοιο αίτημα, το προβάλλουμε διαρκώ, για να ενισχυθεί αυτή η αντίληψη ότι χρειάζεται καλύτερη θεσμική και καλύτερη λειτουργική δημοκρατία. Και κλείνοντα, συνοψίζω λοιπόν ότι μέχρι τώρα δεν έχω δει στα πραγματικά αυτά ερωτήματα ω προ τη δημοκρατία και ω προ την έξοδο από την κρίση, ε, τι ε, απαντήσει τη αριστερά μα επιτρέπουν να αισιοδοξούμε. Και ω προ τι πλατείε, ένα πολύ σύντομο σχόλιο για να μην γίνω κολλήσιμο αυτό το τέλειο, δεν μπορώ να καταλάβω τι είδου δημοκρατία είναι, γίνεται σε μια πλατεία απέναντι από το Κοινοβούλιο, με στραμμένα τα, τα βλέμματα, τα χέρια και τι ε, αποδοκιμασίε στο ίδιο το, το Κοινοβούλιο. Δηλαδή, πώ αυτό ο θεσμός εκεί πέρα, πώ θα γεννηθούν θεσμοί που θα αγγίξουν σφαίρε τη ζωή, Μήπω είναι απλά ένα αίτημα λειτουργήστε καλύτερα, όπως ήταν στον οικονομικό τομέα όλα αυτά που προανέφερα. Ευχαριστώ. Ε, μόνο ένα πραγματολογικό ότι δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη αναφορά στον Μπορντίνκα και στον Πάνεκουκ. Εν τη του λόγου που ακούστηκε. Και θα δώσω τώρα το λόγο στους ομιλητέ αν θέλουν να απαντήσουν σε κάποια από τα ερωτήματα. Να, και... Όχι για το ο... στέλνο. Ναι ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τον τελευταίο μιλητή. μιλήσε για ε, ή θα περάσουμε σε ένα νέο κύκλο αναπαραγωγή μέσω αύξηση τη ε, του κεφαλαίου ή στην ε, Πανάσταση, Αυτέ οι προβάλλοντε αντιέξω. Εγώ συμφωνώ με αυτό. Εκεί βρισκόμαστε. Η γενικευμένη κρίση του συστήματος, η συνολική, που δεν είναι απλά οικονομική, είναι κρίση μετάβασης από μια ε, διαμόρφωση που είχε μεταπολεμική, που διαμόρφωνε σχέσεις, θεσμούς, εσωτερικούς και διεθνούς και διάταξη δυνάμεων, εσωτερικά και διεθνώς, ενός ορισμένου τρόπου και μιας ορισμένης λειτουργίας σε μια άλλη, η οποία είναι, αποτελεί ζητούμενη, την οποία δεν... Έχει βρει γιατί σκοντάχτησε τι ίδιε τι δικέ του αδυναμίες και βασικά στον ανταγωνισμό ανάμεσα στις πυραλιστικέ δυνάμει. Το πρόβλημα δεν είναι ούτε τεχνικό ούτε οικονομικό αυτό το πέρασμα σε ένα ανώτερο επίπεδο παραγωγή. Είναι σκοντάχτησε τι ίδιε τι δικέ του αντινομίε, αντιφάσει και ανταγωνισμού ανάμεσα στις δυνάμει. Οπότε με, όλες, με όλα τα δεινά που συνεπάγεται για του λαού και όλε του κινδύνου που συνεπάγεται αυτή η παρακαλώ. Ε, από εκεί και πέρα. Ε, δεν ξέρω, ήμουν πολύ συνοπτικό, ίσως δεν ξέρω αν γίνομαι καν κατανοητό, ας πούμε, ξέρω, αλλά με πάση περιπτώσει επειδή θέλω να πω κάποια πράγματα. Ε, η αριστερά προβάνει, ε, σαν περιχαλάκος εθνικό. Δεν ξέρω σε ποια αριστερά αναφέρεται, μιλάω όσο με αφορά, ας πούμε, ξέρω. Ε, Απέραντα στην παρεμπισκοποίηση. Καταρχάς, όσο με αφορά και όσο την πλευρά που... Ε, αντιταχτήκαμε από την πρώτη στιγμή στην καθιέρωση αυτού του όρου. Ήταν ο έσχυμος τρόπος παρουσί, πα, παρουσίαση πλασαρίσματος της νέας τάξης πραγμάτων που πρόβανε στη φάση εκείνη μετά το 1990 ο δικητικός κατά τότε γιατί ο ανατολικός ήταν σε, σε πτώση υπεριαντισμός για να επιβάλλει την κυριαρχία του στον κόσμο. Και ήμασταν ε, πολύ ανάδελφοι άποψοι για να μεταχειριστώ το όρο. Δεν υπάρχει παγκοσμιοποίηση. Υπάρχει η επιβολή των όρων του Υπηρεαριστικού Συστήματος, του Υπηρεαριστικού Κεφαλαίου. Και με την αφορμή αυτή, λέω και για τα κράτη, ξανά, ποια κράτη αποδυναμώνονται. Αποδυναμώνεται το κράτος Ολύπα, αποδυναμώνεται το, το κράτος της Αγγλίας, της Γαλλίας, που επεμένει στη Λιβύη, στα Εγκριτικά, τη Ρωσία, της Κίνας. Αποδυναμώνονται τα κράτη εκείνα τα οποία μετακυρίεται, με μεταγγυλούνται οι συνέπειε της γενικευμένης κρίσης του συστήματος. Τα οποία έτσι κι αλλιώς είναι εξαρτημένα και αποδυναμωμένα. Από εκεί και πέρα, δεν υπάρχει περιχαράκωση του εθνικό σωμασφορά. Απλώ το εθνικό θεωρείται σαν το πεδίο πάνω στο οποίο, στο οποίο μπορεί να αναπτυχθεί, να στυλουθούν οι δυνάμεις της Είναι πολύ συγκεκριμένο το πρόβλημα. Βεβαίως, σε συνάρτηση με τι παγκόσμιες εξελίξει, με την κίνηση των μαζών, με την πάτη των μαζών σε παγκόσμια κλίμακα. Αλλά το πεδίο πάνω στο οποίο μπορεί να αρθρωθεί και να οικοδομηθεί η πάτη μα είναι το εθνικό. Μα αρέσει ή δεν μα αρέσει. Να περάσω σε ένα άλλο θέμα. Και πάλι λέω όσο μπορώ πιο σύντομα. Ε, τι ονειρευόμαστε. Τι προσδοκούμε όλοι. Μιλούμε είτε για δημοκρατία είτε για ελευθερία και έλεγα. Ονειρευόμαστε μια κοινωνία, α πούμε, ελευθερία κοινωνική δικαιοσύνη, όπου Όλοι οι άνθρωποι ισότιμα θα μπορούν, με αυτή την έννοια συμφωνώ, στο ότι θα πρέπει και δεν χαρίζω σε κανέναν το ζήτημα τη ε, δημοκρατία, όπω ξέρω εγώ, ω κομμουνιστή, ε, ε, τη ελευθερία και τη ε, δυνατότητα του ανθρώπου να καθορίζει τη ζωή Από εκεί και πέρα όμω, ε, η ιστορία εξελίσσεται όπω εξελίσσεται, με βάση τι δικέ τη συνταγμένε. Ε, και όχι αυτέ και όχι τι δικέ μα. Τι δικέ μου, τι δικέ σου, του βαλού. Αυτέ με τον τρόπο που έχει εξελιχθεί και συνεχίσει να εξελίσσεται. Με βάση τους τις τις κοινωνικές τις τις τις του διαχωρισμού, τι αντιθέσεις, τι κοινωνικέ μορφοποιήσεις, τι ταξικέ μορφοποιήσει, τι αντιθέσει, τις συγκρούσει ανάμεσα στι τάξει. Με αυτή την έννοια, θεωρώ ότι δεν έχει κανένα νόημα η διαμόρφωση ιδανικών σχημάτων δημοκρατία, οι οποίοι θα λειτουργούν έτσι, έτσι, έτσι. Θα γίνεται αυτό, θα γίνεται εκείνο και θα συμμετέχουν εκεί. Αλλά του πώς ακουμπά πάνω στα πραγματικά δεδομένα. Το όραμα αυτό που συνοπτικά ανέφερα. υπάρχει, δεν είναι τόρινό, δεν είναι σημερινό, είναι προαιώνιο, είναι πανάρχιο, είναι από την πρώτη στιγμή που διαχωρίστηκαν οι κοινωνίες σε προνομιούχους και μη προνομιούχους, σε κρατούντες και μη κρατούντες του από πάνω και του κάτω. Υπάρχουν χιλιάδες απαιτησμένες εξελιέρσεις στην ιστορία του κόσμου, της ανθρωπότητας όλων των χώρων, που βάφτηκαν στο αίμα από τους κρατούδες, που με βάση το όραμα και τις επιθυμίες ε, αυτού του, του κόσμου, των κολλασμένων, να βρουν τον δικό, ε, το δικό τους τρόπο οργάνωσης κοινωνία να τα χτίσουν έναν δικό τους κόσμο. <coughs> με βάση τα πραγματικά δεδομένα, λοιπόν, επειδή ακριβώς η πορεία αυτή δεν είναι γραμμική, δεν είναι θέμα σχεδιασμού, είναι θέμα μιας ιστορικής, Ολά και τη ιστορική πορεία συγκρούσεων που προχωράει βήμα το βήμα, αίμα το αίμα, σύγκρουση του σύγκρουση, επανάσταση στην επανάσταση. Ε, ναι. Και συνεπώς θα πρέπει να βλέπουμε να σκύβουμε στα πραγματικά ιστορικά δεδομένα, κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά δεδομένα. Για να το πω έτσι και να κλείσω με αυτό, γιατί ε, με πιέζει ο χρόνο, θέλω να πω το εξή. Δεν μπορεί να φτάσουμε, Δεν μιλάω για ιδανικές, για ιδανικές καταστάσει. Δεν υπάρχουν. Ούτε ιδανικέ κοινωνίε, ούτε ιδανικά κόμματα, ούτε ιδανικέ επαναστάσει, ούτε ιδανικέ δημοκρατίε, ούτε τίποτα. Υπάρχει η πορεία προς τα εμπρό. Δηλαδή είναι σαν βασικά στοιχεία ενό περάσματο σε έναν ανώτερο τύπο κοινωνία, πάνω στα στηρίγματά τη. Δηλαδή στην ιδιοκτησία ποιο έχει τα μέσα παραγωγή, ποιο ελέγχει την παραγωγή το προϊόν ποιος ελέγχει τη διανομή του προϊόνου. Εάν αυτά τα πράγματα δεν, δεν γίνουν βήματα κατάκτησης σε αυτό το πεδίο από τη μεριά του κόσμου της δουλειάς, αυτού που παράγει, αυτού που ζει, αυτού που κινεί την κοινωνία, εάν δεν γίνουν βήματα σε αυτό το πεδίο προς τα εμπρός, η δημοκρα... η όποια... το όποιο επικοδόμημα δημοκρατικό, σοσιαλιστικό, τέτοιο ή θα πάσει. Θα πάσει και θα κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή να αναστραφεί όπω έχει συμβεί στην ιστορία. Εκεί βρίσκεται, εκεί τα αποφασιστικά του, χωρίς να, χωρί να υποβαθμίζω τα άλλα βήματα και στο οικοδόμημα και παντού. Ε, αλλά τα το αποφασιστικό σημείο το οποίο θεμελιώνει με πιο στέρεο τρόπο τα βοηθητικά σκάφη που με πιο στέρεο τρόπο την πορεία αυτή είναι πλέον σε αυτά τα σημεία, στα βασικά ζητήματα. Και πλέον δεν ξέρω πώ το κατανοητό έγινε. Πολύ καλά έκανε ένας σύντροφος στον Με το θέμα της κρίσης, γιατί θεωρώ... Καλαβόλους. Αντά από τη δικτατορία του χρόνου, μου απαντώ, εγώ Θεωρώ ότι είναι ακροματικό. Αυτή η δικτατορία Α, θα πρέπει. Ο απελευθερωμένος χρόνος είναι ο κομμουνισμός. Αυτό έπρεπε. Ή εντασορισμός. Αλλά όντως δεν μπορεί να υπάρχει διακώς αναπτυσσόμενοι, όχι ιδιοδοσμένοι για πάντα και μεταδομένοι στο δόγμα, ανάλυση και πώ εξελίσσεται, πώ μεταβάλλεται αυτό που λέμε κρίση. Πούμε, και να έχουμε μια βαθύτερη γνώση αυτού, αυτού, αυτού, αυτού, αυτής της από το να επαναδομάνουμε προς τη ΤΣΤΑΤΑ και αυτή είναι κυταρέστρα. Είναι όντω κρίσιμη. χωρί αυτή δεν υπάρχει επαναστατική, στρατηγική χειραφέτησης. Τελεία. Το πρώτο. Πολύ σωστά, ε, τώρα, πριν πάρ στο. So... Πολλέ φορέ χρησιμοποιούμε όλοι, με αυτό καιρό ιδιαίτερα οι μαρξιστέ, οι μαρξιστικοί αναφορά, μερικούς άνθρωπους φαίνεται να συμφωνούμε όλοι. Ότι έχουμε μια κρίση προς τις ώρας και κεφαλαίου, ότι είναι μια δομική κρίση, μια συστημική κρίση κλπ. Έχω διατύπωση στην πέμπτη, έλεγε σένα, λέω γενικά, ότι δεν μιλάμε πολλέ φορέ για το ίδιο πράγμα. Ότι για την τάση πτώση προς του κέρανου κλπ. Δεν δε μιλάμε όλοι για το ίδιο πράγμα. Επευκαιρία. Oh. Ο Μάρξ τη θεωρία παραξία, όχι αυτό, λέει ότι η κρίση είναι μια έκρηξη του συνόλου των αντιφάσεων τη αστική οικονομία και όχι μονάχα τη μίση τη άλλη που σε η θεωρητική τη κρίση τώρα επιλέγουν. Υπάρχουν οι καταναλωτικοί, υπάρχουν οι άλλοι που μένουν μόνο και μάλιστα με μια πολύ τεχνοκρατική αντίληψη στι τάσει προ του κέρδου. Και υπάρχουν οι άλλοι που μένουν για την. Την αντισυμμετρία τη αναλογία στην οικονομία τη προπόρρρεια Αλλά και οι τρει είναι αρχέ παραγωγή και οι, οι... εκδηλώσει φυσικά ανάμεσα σε αυτά δεν ισοπεδώνονται. Η ψωτική δάση προ του κέρδου είναι η συνένεση του κεφάλαιου, όπω λέει. Την οποία όμω πρέπει να τη δούμε συγκεκριμένα. Να δούμε το ιδιαίτερο αυτή τη κρίση. Δεν θα το κάνω τώρα. Υπάρχουν και γραφτά από τη μεριά μα πια οι αναλύσει. Και το θέμα σε σχέση με προηγούμενε βαρύκε και την κρίση του 1929. Έχουμε μια παγκόσμια κρίση με την έννοια ότι <coughs> κυριαρχεί το παγκόσμιο σε κάθε εθνική περίπτωση. Περνάει, θε... διαθλάται μέσα από τι ιδιορυθμίε, τι ιδιαιτερότητε κάθε κοινωνικού σχηματισμού. Δεν είναι το ίδιο Κοζάνι, Ροζάνι, έτσι. Αυτό να είμαστε καθαροί και, θα... και είναι υποχρέωση του καθενός, όπως έλεγε ο Τρότσκι, να μεταφράζει στη γλώσσα του τη διεθνή γλώσσα του Μαρξισμού. Λοιπόν, είναι διαφορετικό. Το καθένα. Αλλά σίγουρα έχει ήδη από τι στη μετάβαση στην υπεριαλιστική εποχή ένα παγκόσμιο καταπληκτισμό εργασία και ένα παγκόσμιο χαρακτήρα στην αγορά, παγκόσμιο σε διάφορα πράγματα δεν σημαίνει μια ομογενοποίηση ή κάθε άλλο. Έχει μια έξαρση τη ανισομετρία μέσα με αυτό το συνδυασμένο χαρακτήρα. Και φυσικά όταν μιλάω για παγκόσμιο χαρακτήρα δεν εννοώ ότι έχει μια τελειωμένη κατάσταση από το έγραψε τον υπεριαλισμό μέχρι σήμερα. Γιατί είναι το ίδιο πράγμα. Εξελίσσεται. Εμένα δεν με σοκάρει όρο. Τη παγκοσμιοποίηση, απορρίπτεται την ερμηνεία που του δίνουν οι αστείοι του Χάρβαρτ που πρόκειται το λανθάνουν στα του 20ου αιώνα. Όπω το καταλαβαίνω, ότι δηλαδή, υπάρχει μια αλλαγή των μορφών τη διεθνοποίηση τη παγκόσμια οικονομική πολιτική και πολιτιστική ζωή, ναι, δεν είναι το ίδιο στο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, δεν είναι μετά το ίδιο. Δεν παγκόσμιο πόλεμο με το κοιμψιανό πλαίσιο και δεν είναι διαφορετικό με την απογίεση του χρηματιστικού κεφαλαίου από το 1979-80 και τα επόμενα 30 χρόνια. Υπάρχουν αλλαγέ αυτά που πρέπει να μελετηθούν. Και μπορεί σίγουρα αυτό το παγκόσμιο στοιχείο να κυριαρχεί του κράτο έθνο που μπαίνει σε κρίση, σε παρακμή και μαζιαστική δημοκρατία στα εθνικά πλαίσια, πλαίσια αναφίβολα. Αλλά και δεν καταργείται αυτομάτω. Το κράτο έθνο δεν πρόκειται να καταργηθεί όσο υπάρχει καπιταλισμό. Μπορεί να μεταμορφωθεί σε ένα τέρα και να ξεφάει. Παρά σε όλη την παρούσα κρίση. Αν μείνουμε στο επίκεντρο, δύσκολο είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εθνικοί ανταγωνισμοί ανάμεσα στον προνομιακό βορρά και τον νότο, ανάμεσα στην Γερμανία και άλλου υπεριαλισμού σε αυτήν την περιοχή, η αποσύνθεση του ίδιου του Ευρωπαϊκού Προτάγματο όπω το είχαν αυτοί διατυπώσει και την αρχιτεκτονική του μέσα από εθνικού ανταγωνισμού να δείξουν και τα τη κρίση το ένα τον άλλον και όλοι του λαού του. Είναι πολύ χαρακτηριστικό η έλλειψη οποιασδήποτε λύση. Ο Σόιμπλε σήμερα είπε, όπω θα είδατε, σε σχέση με την Ελλάδα, αλλά νομίζω αφορά τα πάντα, όχι μόνο την Ελλάδα, ότι προχωράμε βλέποντα και κάνοντα. Δεν έχουν αυτό που είπα στην αρχική μου τοποθέτηση. Δεν έχουν μια μακροπρόθεσμη ιστορική στρατηγική για του που είπα. Αλλά προχωρούν με και εμπειρικά και πραγματιστικά, βλέποντα και κάνοντα τι συνθήκε σε τακτικέ κινήσει, οι οποίε μετατρέπονται σε boomeren. Και επιδεινώνοντα την κρίση σε τελευταία ανάλυση, δεν πιστεύω ότι η διέξοδο μπορεί να γίνει μονάχα, υπάρχει φιδωρή τάση αύξηση του ποσοστού εκμετάλλευση, του ποσοστού όπως όπω είπε, mm. δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, αλλά δεν και να μα ξεσμίζανε όλου, όλο τον πλανήτη, κάθε ύπαρξη. Πάλι δεν θα το λύνανε λόγω τη τεράστια δυσαναλογία ανάμεσα του υπερσυζορευμένου κεφαλαίου που δεν βγάζει κανοπητικό ποσοστό κέρδο και τη διαθέσιμη να φάνε μέσα στον πλανήτη. Λοιπόν, δεν έχουν διέξοδο. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν. Αυτό δεν σημαίνει μια αυτόματη με κατάρρευση, έτσι, μπορεί να μα φθάσουν όλου. Αλλά όπω συζητήσουμε στη δική μα πολιτική γλώσσα, λένε, αυτή μοναζιάνει χαμένη. Εμεί μόνα κερδίσουμε ζυγα χάνουμε. Εντάξει, δεν έχει τίποτα προδιαγραφέ. Δεν υπάρχει μια διέξοδο. Τώρα είναι διέξωγή. Μπορεί να είναι διέξει αυτό το σύστημα. Ναι. Η διέξοδο σε αυτή όμω. Φυσικά είναι πολύ σωστή κριτική σου για το θέμα του φορολογικού. Δε. Δεν πιστεύω. Είναι μια αναδιανομή του εισοδήματο και μόνο δίκαιη, η οποία πρέπει να την παρασπίσει κανένας έτσι. Με υποστηρίξει την υπολογιστή ο πλησίου, η δαρέα στα έστω, δεν, δεν είμαστε μαύρο άσπρο έτσι. Αλλά αυτό είναι μια αναγκαία, αλλά μη ικανή συνθήκη για διάφορε διορθώσεις της κατάστασης. Πρέπει να χτυπήσουμε το σκληρό πυρήνα του κοινωνικού σχεδιασμού παραγωγής για να πετύχουμε κάτι τέτοιο και απαιτούνται άλλου ίδιου μέτρα. Τελευταίο και μια τελευταία παρατήρηση που έχει να κάνει λιγάκι να μα και κιστά προηγούμενα. Η... Δεν πιστεύω ότι η ελευθερία είναι η συμμετοχή στην εξουσία. Πιστεύω ότι σε ένα πράγμα, με όλες άλλα, δεν συμφωνώ με τον Ίτσε, όταν έλεγε ότι το κράτος είναι το παγαιρότερο από όλα τα τέρατα, ισχύει. Και το κράτος δεν είναι μόνο εξουσιαστική σχέση. Είναι η κωδικοποίηση αν θέλει τα χρόνια, των άλλων εξουσιαστικών σχέσεων, των μη κρατικών. Δεν μπορεί να υπάρξει ελευθερία χωρίς κατάλυση. Σε μια δουλειά για την οποία δουλεύουμε από καιρό είναι, έχει ένα προσωρινό τίτλο, ένα βιβλίο Καρλ Μάρξ και Ελευθεριακός Κομμουνισμός που έχει να κάνει ακριβώς αυτή τη, ο πρώτος Μάρξ ήδη το έβλεπε, ο οποίος δεν ήταν ποτέ δογματικός, μπορεί να ξεκίνησε με αυτή τη βάρε δημοκρατία που έλεγε, την αληθινή δημοκρατία ενάντια στο κράτος που το πέτει καμπανσούρ και γράφει το δικό του πρόγραμμα, αλλά προχωράει πολύ περισσότερο και πεντά την κομμούνα του Παρισιού ιδιαίτερα. Σε μια λειογραφία το Engels, πάλι που όλοι κατηγορούν τον Έγγελος, μονίμως. Μπρος στο Μάρξ του λέει, «Τι ο Επιφύλεξε, όπως θα λέει εκεί, πέρα, θα πρέπει να αλλάξουμε και τον όρο που λέμε μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα μιλάμε για εργατικό κράτος». Και λέει καλύτερα στην γλώσσα μας στη γερμανική λέει, έχουν και μια λειλέξη, την arbeiter που θα πει εργατική κομμούνα okay. και πού είναι κάτι άλλο. Και αυτή είναι ελευθερία καθώς εξαφανίζεται, σβήνουν από νεκ Κάθε εξουσιαστική σχέση και όχι μονάχα, επαναλαμβάνω, η κρατική. Εντάξει. Τώρα, και αυτό είναι η διαρκή επανάσταση για μένα, που δεν είναι απλώ δημοκρατική η επανάσταση. σα ίσα θα. για να τελειώνω εδώ. Η Γιακοβίοι, που πρώτοι τη και που έδωσε ένα νέο ιστορικό κοινωνικό περιεχόμενο, ο Κάρλο το 1848 και αργότερα, ο Τρότσι και το 1905, ήταν. με αυτόν τον ορισμό θα αυτή την παρέμβαση. Είναι του Saint-Just, που νομίζει ένα παράδειγμα που δείχνει πω ο πύρινο λόγο μπορεί να συνδυαστεί με τον αναλυτικό, ή πολλές φορές είναι απαραίτητο. Λοιπόν, ο saint πραγματικά ο πύρινος και διαπρίσσος επαναστάτης του διακοπείου μου, όρισε τη διαρκή επανάσταση ως εξή. La revolution doit s'arrêter quand la perfection du bonheur. Η επανάσταση δεν πρέπει να σταματάει, παρά μονάχα όταν θα τελειωθεί η ευτυχία και δημιουργεί αυτή η κινητήρια δύναμη και στην Ταχρίαρ και σε όλο τον κόσμο. Ε, θέλω να σχολιάσω ορισμένες ερωτήσεις από το κοινό, από τους συνομιλητές μας. Ε, Ξεκαθίζονται ότι η Μαρκέ, η δικιά μου, δεν αναιρεί του να δούμε τι κάνουν τα κράτη, γιατί επανέχεται συνεχώς το θέμα της αποδυνάμες κτλ. Ε, προτιμώ εντελώς μεθοδολογικά να βλέπω τις πρακτικές των μαζών, των ατόμων. Δηλαδή προτιμάω να βλέπω και να παρατηρώ και να βλέπω τα συμπεράσματά μου, συμμετέχοντα στην περίπτωση του καθενό, τι ακριβώ συμβαίνει ας πούμε από τα κάτω. Βλέπουμε τις πρακτικές και από αυτήν τη αυτή την άποψη προτιμάω και έχω το θέμα αυτό που με πασχολεί. Έτσι πως καταλαβαίνω το θέμα της δημοκρατία είναι πώς συγκροτούνται τα, τα πολιτικά υποκείμενα. Δηλαδή, έχω μια προτεραιότητα σε αυτό. Δεν πιστεύω ότι αν βλέπουμε συνεχώ το τι κάνει το κράτο και πώ συμπεριφέρονται τα κράτη, μπορούμε να βγάλουμε κάποιε απαντήσει για τη δημοκρατία και την πολιτική. Είναι μεθοδολογική κατά κάποιο τρόπο η διαφοροποίηση εξ αρχή. Το δεύτερον, ε, του φίλου που είπε για το ζήτημα ότι ξεκίνησαν ε, η, αυτο, η άμεση δημοκρατία, η αυτοδιαχείριση, η έφηβη του την Πορτογαλία κτλ. και κατέληξε σε κυριαρχία των μορφωμένων στρωμάτων. Ε, δεν το αμφισβητώ ιστορικά, αν μπορούμε να το πιάσουμε σε κάθε περίπτωση. Η σημασία έχει όμως ότι αυτό είναι αποτέλεσμα μιας διαδικασίας και δεν είναι εξ αρχής που να το προεξογλήσεις. Και στην Σοβιντική Ένωση και στην Κυρκοστορική και στην ε, Πορτογαλία, αυτά είναι αποτέλεσμα μιας τεράστια ιστορικής διαδικασίας. Δεν μπορείς να πεις εξ αρχής ότι καταλήγει πάνωτε στην κυριαρχία των ομοσφουμένων σωμάτων. Οπωσδήποτε όμως, το ότι θέλετε αυτό το θέμα δείχνει την άμεση σχέση του γνωσιακού με το πολιτικό. Ότι η δημοκρατία είναι εκδημοκρατισμό τη γνώση και τη πολιτική. Που έθεσα στην αρχή και καταλαβαίνω ότι να είναι ή, πέραν, με αυτή την έννοια συμφωνείτε ή τουλάχιστον παίρνετε το ελέγγε με αυτόν. Το δεύτερο θέμα είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό και μου δίνει την ευκαιρία να, να ξεκαθαρίσω κάτι από όσα είπα στην αρχική μου εισήγηση. Σχετικά με το, το ερώτημα αν μπορεί η δημοκρατία να επινοηθεί, να εφαρμοστεί, να ε, αναζητηθεί τοπικά. Πράγματι, είναι ένα πολύ σημαντικό προβλήμα. Και η απάντησή μου είναι ότι η δημοκρατία ακριβώς επινοείται, βρίσκεται, αναζητείται παγκόσμιο τοπικά. Δηλαδή, σε μια συσχέτηση του παγκόσμιου με το τοπικό. Δεν καταλαβαίνω ότι το βλέπετε μόνο τοπικά ή να μόνο τοπικό. Δηλαδή, όταν λέμε πάντως με τοπικό, υπάρχει μία υπέρβαση κάποιων διαισμών, κάποιων διακρίσεων και ε, μπορούμε να, να, να σκεφτούμε ακριβώς τις διαδικασίες ότι κάθε μία έχει την τοπική της ιδιωτικότητα με την έννοια της singularity, με την έννοια της μοναδικής ε, συμπίκνωση αντιφάσεων, τοπικών και τελικά, όπως λέμε, κλασικά, με την έννοια που αναλύει ο ίσως ο με την έννοια ότι οι διαδικασίε των, των, των εσωτερικών των κοινωνικών σχηματισμών έχουν προτεραιότητα έναντι του διεθνού. Έναντι των διεθνών ε, διαδικασιών. Και εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μια προτεραιότητα των εσωτερικών διαδικασιών. Αυτό που λένε ταξικοί πάλι στο εσωτερικό ενό κοινωνικού σχηματισμού. Αλλά όχι μόνο. Οι ταξικοί πάλι εκφράστηκαν με πολλού τρόπου. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν για να μην, γιατί να μην ανοίξουμε αυτό το πεδίο και να δούμε αυτή τη σχέση του τοπικού με το παγκόσμιο από αυτή τη σκοπιά. Για αυτό τον λόγο. Αυτό το τραν που θέλω να εισάγω, το trans, δηλαδή η απευθεία διάδραση μεταξύ του τοπικού και του παγκόσμου χωρί τη μεσολάβηση ντέ και καλά και τη συμπίκνωση και τη συγκράτηση στο επίπεδο του κράτου, είναι η διαφορά από τι προηγούμενε προσεγγίσει. Το ίδιο μπορώ να επαναφέρω και στη συγκρότηση τη κοινωνική σχέση. Αν σκεφτούμε από μία μεριά τον πόλο του ατόμου και από την άλλη μεριά τον πόλο του, του όλου, του κράτου ή τη κοινωνία, πιστεύω ότι αυτή είναι η νέα, η νέα διαφορά. Δηλαδή. Οι μεν φιλελεύθεροι θεωρούν ότι υπάρχει προτεραιότητα του ατόμου και ω άθροισμα των ατόμων συνδροτείται η κοινωνία των όλων. Οι δε ολιστέ, με την έννοια μια φλόξη παραδοσιακή και δυστυχώ και αμαξιστική, θεωρούν ότι υπάρχει προτεραιότητα του όλου, τη κοινωνία, και ω αντίτυπο αυτήν παράγονται τα άτομα. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε ακριβώ αυτό το trans individual, που σα εισηγήθηκα, την διαδομικότητα, δηλαδή ότι υπάρχει μια ταυτόχρονη συγκρότηση του ατόμου και του όλου. Γι' αυτό καταλήγω, αν μου επιτρέψετε, γιατί αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το αναπτύξω περαιτέρω, καταλήγω σε αυτό το ενδιάμεσο τη δημοκρατία ω διαδικασία, τη διεκδίκηση των πολιτικών δικαιωμάτων μεταξύ εξουσία και χριστιανικών κινημάτων και όλο αυτό το, το, το, το, το μοντέλο που του παρουσίασα, το οποίο πολλοί από κατάλαβα τον υπενιγμό με τον Χάμπριμα που μου κάνετε. Προφανώ η διαφορά με τον Χάμπριμα είναι ότι, όπω είδατε, είχαμε αυτή την εισαγωγή των σπινωστικών παθών. Είναι ο είναι ένα κλασικό ορθολογιστή. Αντιλαμβάνεται την πολιτική ω ορθολογική επικοινωνία. Κάνοντα όμω αυτή την εισαγωγή τη μεγάλη σημασία των παθών και των συναισθημάτων από τον Σπινόζα, που είναι και είδο γνώση, να αυτό στην γνωρίζετε, και η ύλη τη πολιτική. Τα πάθη είναι η ύλη τη πολιτική, και εδώ επιστρέφω τώρα με, με, με γενναιόδρο τρόπο το πύρινο του Σάββα Μιχαήλ, ακριβώ γιατί πολύ σωστά κάνει και μιλάει πύρινα, διότι ακουμπάει τα πάθη, μπορεί να ακουμπήσει τα συναισθήματα ένα τέτοιο λόγο, ακριβώ γιατί θα σε λόγο. Και σε ορθολογική επικοινωνία μετά, αλλά όχι να βγάλουμε τα πάθη προ, προγνωσιακά όπω είναι στο Χάπνερμαντ. Συνεπώ είναι μια επέκταση, αν θέλει, τη έννοια του δημόσιου χώρου, αλλά όχι με την χαρτογραφική λογική. Και αυτό με το κάνω γιατί τα με βοηθάει να δώσω τον ορισμό της όπως σας τη δημοκρατία που σα είπα νωρίτερα. Τη δημοκρατία ω διαδικασία, τη δημοκρατία ω χώρο δημόσιο, τη δημοκρατία ω αυτή τη διοίκηση του πολίτη και να μην στο πάρω καθόλου όλα αυτά που είχαμε δει. Σε αυτό που πολύ ονομάζεται αστικέ επαναστάσει, που κατά τη γνώμη μου ήταν πάντοτε δημοκρατικέ επαναστάσει. Κατά τη γνώμη μου ήταν επαναστάσει κανονικέ και τι ονομάζουμε αστικέ επαναστάσει. Και δεν βλέπω λόγο γιατί δεν τι χαρίζουμε. Και το συζητήσουμε αυτή την έννοια και όλα τα υπόλοιπα. Δεν θα πει σε κάτι άλλο για να μην χάσω αυτό που ήθελα να μην πω. και εγώ ήθελα να σχολιάσω ορισμένα που ακούστηκαν εδώ πέρα και νομίζω θα προωθήσουν τον προβληματισμό μας. Καταρχάς, η ιδέα ότι η άμυση δημοκρατία οδήγησε σε μπάλα πράγματα συμμορφωμένως ή σε, σε που έχουν, έχουν ακουστεί και αλλού. Ε, όσον αφορά ε, τη Ρωσία, το 1917-1905, τα σοβιέτ που ήταν μια μορφή, ας το πούμε έτσι, ε, ε, αυτοοργάνωσης, αυτοκαθορισμού των εργατών των αγροτών και των στρατιωτών, έτσι, δεν ήταν μόνο οι αργάτε. Αυτά ε, είναι οπωσδήποτε μία μορφή, αλλά αυτή δεν οδήγησε στον αντιρωτισμό. Αυτή που οδήγησε στον αντιρωτισμό ήταν η η ιδεολογία, ήταν η καταστρατήγηση των Σοβιέτ από του Μολσεβίκου και του μετέπειτα κομμουνιστές, το κομμουνιστικό κόμμα. Πήραν όλη την εξουσία από τα Σοβιέτ. Δυστυχώ τα Σοβιέτ δεν μπόρεσαν να αφαιρέσουν την πρωτοκαθεδρία των γραφειοκρατών και των κομμάτων. Υπάρχει η περίφημη, γιατί δεν έχουν πολύ χρόνο, η περίφημη κριτική της Ρώσας Λούξερκουρκ, κομμουνίστηρες και αυτή που κάνει μία κριτική, δύο κριτικές μάλλον στο Λένιν, στους Βολσεβίκους, μία του 1905 και μία 1918, 1928, λίγο πριν πεθάνει, που του λέει ότι αυτό το πράγμα που κάνετε εκεί πέρα οδηγεί στο θάνατο, όχι μόνο αυτό που έχετε στις υπόψεις σα, οδηγεί στο θάνατο και του καθεστώτο. Έτσι, αυτών των ελευθεριών και των δικαιωμάτων, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Για την ευθύνη του ολοκληρωτισμού δεν έχει ευθύνη καμιά άμεση δημοκρατία. Ποτέ κάποια άμεση δημοκρατία δεν οδήγησε σε ολοκληρωτισμό. Αντιθέτω, οδήγησε σε ελευθερία, σε ισότητα, σε δικαιοσύνη και όλα αυτά τα πράγματα. Εκεί που δεν μπόρεσε να επιβληθεί, δεν ευθύνεται αυτή. Ευθύνονται κάποιοι άλλοι που είχαν την εξουσία και την πήραν. Δυστυχώ την πήραν. Ένα αυτό. Αυτοδιαχείριση δεν σημαίνει και άμεση δημοκρατία. Μπορεί να είμαστε κάποιοι ένα στέγη και να αυτοδιαχειριζόμαστε. Ωραία. Εκεί είναι τοπικά. Αλλά αυτό δεν χαρακτηρίζει μια ευρύτερη κοινωνία ω άμεση δημοκρατία. Όπω είπα, είναι καθεστώ η άμεση δημοκρατία, κοινωνία και άτομα ταυτόχρονα. Και θεσμοί. Θεσμοί που αφορούν το σύνολο. Το σύνολο το τοπικό. Και δεν βλέπω πώ μπορεί να ξεκινήσουμε διαφορετικά που έχει σχέση και με την τοπικότητα. Από τοπικέ κοινωνίε ξεκινάνε τα πράγματα. Αν στην πορεία αυτή υπάρχουν συναντήσει με άλλε διεθνικέ, άλλα κράτη και άλλα τέτοια, τόσο το καλύτερο. Το θέμα είναι ότι ξεκινάμε εμεί. Και εδώ είναι το θέμα. Αυτό που λείπει, τουλάχιστον στον χώρο που ζούμε, στη χώρα που ζούμε, λείπει η θέληση και επιθυμία για δημοκρατία. Αντιθέτω, αυτό που ζούμε είναι η θέληση και επιθυμία τη κυρίαρχη δυνάμει. Είτε τη δεξιά είτε τη αριστερά. Δηλαδή σε ένα αντιδημοκρατικό πλαίσιο. Αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε. Και. Το άλλο που θέλω να θίξω είναι ότι ο καπιταλισμό και η δημοκρατία έχουν σχέση, και ότι στην προσέγγιση δικιά μου δεν έχουν απολύτω καμία σχέση. Ο καπιταλισμό έχει σχέση με το αντιπροσωπευτικό πολίτευμα, με την ολιγαρχία. Και στην αρχή, όταν αρχίζει να ιδρύεται ο καπιταλισμό, στο 17ο και τον 18ο αιώνα, όταν γίνονται επαναστάσει, οι αστικέ επαναστάσει, δεν γίνονται για να θεωρώ δημοκρατία. Πουθενά δεν υπάρχει το αίτημα. Η ελευθερία, το τι εννοούμε άλλο θέμα και υπάρχει ισότητα, το τι εννοούμε ένα άλλο θέμα και αντεφότητα και τα σχετικά είναι σαφής σαφέστατη και η φιλοσοφία, αλλά και οι πολιτικοί που συμμετέχουν σε αυτά τα κινήματα ότι δεν θέλουμε δημοκρατία θέλουμε μια ισχυρή κυβέρνηση θέλουμε να εξουσιάζουν οι ολίγοι και οι πολίοι να υπακούν αυτό είναι σαφέστατο η σύνδεση με τη δημοκρατία και τον καπιταλισμό έρχεται αργότερα και εδώ παίξει ρόλο ένα σημαντικό στοχαστή από μια άποψη. Είναι ο Τόκβιλ, ο οποίο συνδέει τον καπιταλισμό με τη δημοκρατία, αλλά το συνδέει όχι πολιτικά και θεσμικά, νομικά. Το συνδέει κοινωνιολογικά. Ότι δηλαδή αποκαλεί η δημοκρατία στην Αμερική το ότι δεν υπάρχουν κληρονομικά αξιώματα και κληρονομικά προνόμια. Αυτό το πράγμα έχει να κάνει με το republic που λέμε. Το republic, τη republic, δεν είναι η δημοκρατία η Ρεπουμπλίκ. Το ρεπάμπλικ. Κακώ μεταφράζεται στα ελληνικά, εδώ είναι μια άλλη ατέλεια τη γλώσσα, αλλά και των διανοωμένων που επιμένουν σε αυτό το πράγμα. Η Ρεπάμπλικ και το ρεπουμπλίκ δεν είναι η δημοκρατία. Είναι το αντιπροσωπικό πολίτευμα. Είναι το μη κληρονομικό πολίτευμα. Αυτό λοιπόν δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Το ότι έγινε, μπήκε το θέμα τη δημοκρατία, μπήκε από κάτω, από τον κόσμο. Μπήκε από τι δυνάμει που θέλουν κάτι άλλο και ξέρουν πολύ καλά τους αγώνε εργατική εργατικής τάξης, ξέρουν πολύ καλά τους αγώνε των ευρύτερων μαζών, που έδωσαν και αίμα και απέκτησαν δικαιώματα, απέκτησαν ελευθερίες, το ε, σημαντικό την καθοδική ψηφοφορία, που δεν ήταν ευτής εξ αρχή μέσα στις προθέσεις του καπιταλισμού, ούτε των αστών αυτό το πράγμα, δεν πρέπει το ξέρει, να το ξεκινάτε. Οι αστεί, όπως στο 18ο και 18ο αιώνα και στο 19ο αιώνα, ναι, ολοκληρώνω λοιπόν, ολοκληρώ λοιπόν, με την έννοια ε, ε, της, ε, της διευκρίνησης, πάλι ξαναλέω. Ότι όταν λέμε ε, πολιτική και δημοκρατία, εννοούμε όχι ατομικό πράγμα και ιδιωτικό, εννοούμε κάτι συλλογικό. Όταν μπαίνει ω αίτημα ε, της πολιτικής και της δημοκρατίας, κάτι ιδιωτικό σημαίνει κάπου δεν πάμε καλά. Το αίτημα τη πολιτική και δημοκρατία στην προσέγγιση στη δικιά μου έχει να κάνει με την ελευθερία. Με την ελευθερία την πολιτική και με την ελευθερία οποιαδήποτε άλλη. Οικονομική, που έχει σχέση με την ισότητα, πολιτική ισότητα κυρίω, μετά κοινωνική και οτιδήποτε άλλο θέλετε. Συζητείτε. Αλλά το θέμα είναι τούτο. Πρέπει πρώτα να υπάρξει πολιτική ελευθερία συμμετοχή των ανθρώπων στην εξουσία για να αποφασίσει για τα υπόλοιπα. Δεν μπορούμε την εκτό προτέρων να φτιάχνουμε ιδανικά σοσιαλισμού, κομμουνισμού ή οτιδήποτε άλλο θέλετε. Χωρί να έχουμε εξασφαλίσει τη διαφώτιση, τη διαβούλευση και τη συζήτηση μέσα στην κοινωνία, μέσα στη συνέλευση. Το θέμα είναι το εξή. Θέλουμε εμεί να αποφασίσουμε. Ε, αν θελήσουμε και το επιτύχουμε, τότε θα αποφασίσουμε αν θέλουμε και κομμουνισμό. Αν θέλουμε και κατάρριξη των τάξεων. Αν θέλουμε και οτιδήποτε θέλετε. Αν θέλετε αναρχία, θα μπει μέσα στη συνέλευση όπως αυτό. Θα κουβεντιαστεί του ανθρώπου και εκεί θα πιστούμε. Δεν μπορούμε να, γίνουμε, να μιλάμε πια για επαναστάσει και εξεγέρσει ερήμην των ανθρώπων. Αυτό οδήγησε σε άλλα πράγματα. Στου ολοκληρωτισμού. και όταν είναι ολοκληρωτισμό εννοώ φασισμό, ναζισμό και σταλινισμό, όπως το εννοώ η Χάν Άρεντ, ο Καστοριάτης, ο Παπαγιάννη που κάναν εξαιρετικές αναλύσεις. Αυτός είναι ο ολοκληρωτισμός. Ε, όχι, θα παρακαλέσω θα παρακαλέσω να μιλήσουν άνθρωποι που δεν μίλησαν, σας παρακαλώ. Να μιλήσουν άνθρωποι για Παρακαλώ, αν μπορείτε να κάνετε όσο πιο περιεκτικέ ερωτήσει και τοποθετήσει γίνεται, να πάρουμε αρκετέ και θα γίνουν κάποιε καταληκτικέ παρατηρήσει ενό-δύο λεπτών από του ομιλητέ. Όσο μπορείτε, σα παρακαλώ, πιο περιεκτικά. Ναι. Ε, δεδομένου ότι χωρί ε, επαναστατική θεώρηση δεν μπορεί να υπάρξει επανάσταση ή η επαναστατικη αλλαγή τη κοινωνία, ε, θα ήθελα κάτι που λείπει σήμερα. Θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήσει. Η μία είναι στον τελευταίο μιλητή και η άλλη είναι στους δύο από δεξιά. Λοιπόν, και εγώ είμαι υπέρ της άμεσης δημοκρατία δημοκρατίας στον τρόπο λήψη αποφάσεων και στην, με τη λογική της αυτοδιαχείρισης στον τρόπο της παραγωγής. Έτσι, με τις νομοσπονδίες και με όλα αυτά. Αλλά γενικά και αόριστα η άμεση δημοκρατία... Όπως είπατε τώρα τελευταία πιάνω από αυτό, ότι ό,τι αποφασίζει. Υπάρχουν συνελεύσεις κατοίκων που αποφασίζουν να φύγουν οι μετανάστες εδώ στη Γιάννη Ένα σημαντικό θέμα, πώς θα, δηλαδή από μόνη τη η άμεση δημοκρατία μπορεί να, είναι, να λύσει γενικά και αόριστα τα προβλήματα χωρίς επαναστατικό υποκείμενο, χωρίς υποκείμενο οτιδήποτε είναι αυτό. Και πού θα στοχεύει, θα στοχεύει στην επαναστατική αλλαγή της κοινωνία ή θα στοχεύει όπου θέλει ο καθένα. Για να πιάσουμε και τα ιστορικά παραδείγματα, και το Μάιο του 68 που ήρθε, καλώ ήρθε, άφησε τι άφησε, απελευθέρωση, δεφιμινιστικά κινήματα, οικολογικά, ε, σεξουαλική απελευθέρωση κτλ. Αλλά βλέπουμε ότι ιστορικά και αυτό το ρεύμα, έτσι όπω το αντιλαμβάνομαι, όπω το θέτεται, έδειξε ότι αν δεν υπάρχει κάτι πιο σοβαρό, θα σβίζει από μόνο του. Αν δεν κατασταλεί τα όπλα όπω έγινε στι παλιότερε σαν ε, παλαιότερα εργατικά συμβούλια αυτή είναι η μία ερώτηση η άλλη ερώτηση είναι στους άλλου δύο μιλητέ, ε, πάλι πάντα με βάση ότι προβληματιζόμαστε με βάση το σήμερα και τι θα γίνει στο αύριο, τι θέλουμε να γίνει ανεξάρτητα αν το ζήσουμε ή το ζήσουμε δεν το θέτω έτσι με την ανυπομονησία δηλαδή μπορεί να το ζήσουμε αν βολέσουμε τις συνθήκες ε, πάλι δεδομένου ότι όπως είχε πει ο Μάρξη το βασικό ότι στι ανεπτυγμένε οικονομικά χώρε έχει πιο πολλέ πιθανότητε να γίνει η επανάσταση. Εδώ και τουλάχιστον 70-80 χρόνια στη Γερμανία, στι άλλε χώρε, στην Αγγλία ίσω και ποτέ, δεν υπάρχουν κομμουνιστικά κόμματα, οργανώσει όπω αυτά επικαλούνται οι δύο ομιλητέ από δεξιά, είτε μαρξικά-leninistικά είτε τροσπιστικά. Δεδομένου ότι η, ήττα, η ευρύτερη ήτα τη αριστερά περιλαμβάνει όλε τι στάσει ακόμα και του αντεξουσιαστικού χώρου, δεν ήρθε από έξω. Υπήρχε κυρίω από μέσα, από μια κατάρρευση. Και ακόμα και εκεί που δεν ήρθε από κατάρρευση, δηλαδή που δεν υπήρχε το έκτο συνέδριο, η έκτη Ολυμαία με το 20ο συνέδριο, και αυτά, μετασχηματίστηκαν, φτάσαν σε σημείο σαν το Χότζα, με το που θα πεθάνει ο Χότζα, με το που θα τέλο πάντων να καταρρέσει από μόνο του, ή να, δούμε, να ζούμε αυτό το τερατούργημα που υπάρχει στη Βόρεια Κορέα. Συνολικά, για να κλείνω το. Υπάρχει πρόβλημα μήπως αυτές οι θεωρίες που επικαλούνται οι δύο μιλητές και καλά κάνουν δικαιωμάτους φυσικά, ανήκουν σε μια νέα εποχή και ποιο είναι το πρόταγμα σήμερα το Επανταστατικό, αν υπάρχει. Εγώ έχω τρεις-θέσσερις ερωτήσεις ε, πάρα πολύ σύντομα. Καταρχήν, ε, όσον αφορά το ζήτημα και τη θεώρηση του πολίτη, που ακούστηκε πάρα πολύ έντονα, τουλάχιστον από του δύο τελευταίους ομιλητέ, θα ήθελα πραγματικά να κάνουμε μια σοβαρή υλική διάκριση. Πριν φτάσουμε στο γνωσιακό, που συμφωνώ ότι όντω η δημοκρατία ε, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει την ισότητα στη γνώση ή τουλάχιστον ένα κοινό επίπεδο γνώσης, να το πω καλύτερα, ε, πρέπει να εξετάσουμε το υλικό. Είναι δυνατόν να υπάρξει δημοκρατία έμεση-άμεση. Ε, μερική ή πλήρης με το πιστόλι στο κρόταφο με το πιστόλι στο κρόταφο σήμερα το εργάτη, το ανέργου μπορεί να υπάρξει άμεση δημοκρατία πούμε, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο από τον δημοκράτη, πρίτανη και αντιπρίτανη και τον εργολαβικό απεργό μπορεί να υπάρξει οποιοδήποτε τύπου συζήτηση ισότητα. αν δεν συμπεριλάβεις μέσα σε αυτό τα πραγματικά υλικά όρια που εμπεριέχει Κατά τη γνώμη μου, όχι. Αλλά όταν συζητάμε μόνο με όρου πολιτική, κεντρικής πολιτική θεώρηση, ότι όλοι είμαστε πολίτε γενικά και όλε, θα καταλήγουμε σε αυτό. Άρα, εγώ πρέπει να συμπεριλάβω ε, μια ανάλυση, αν θέλει να λέγεται σοβαρή και να στέκεται, και αυτό και το δεύτερο. Όσον αφορά τι πλατείε, καταρχήν τουλάχιστον στη δικιά μου την αντίληψη, δεν μπορώ να βάλω δίπλα-δίπλα ε, τι πούμε, τη ε, ε, Αραβική Άνοιξη. Και την πλατεία που είδαμε στην Ελλάδα. Θα πρέπει τουλάχιστον να δει κανεί, και αυτό είναι ένα προβληματισμό που το βάζω σε όλου του ομιλητέ, την κυριαρχία τη μικροαστική ιδεολογία στα κατώτερα στρώματα αυτή τη κοινωνία και στην ίδια την εργατική τάξη. Που αν τι άλλο, δεν θα πρέπει κανεί να κλείσει τα μάτια και να δει ότι αυτή εκφράστηκε και μέσα στι ίδιε τι πλατείε. Ε, οι ίδιε οι πλατείε μάλιστα αναζήτησαν νέε διαμεσολαβήσει που ενδεχομένω, μέχρι εκείνη τη στιγμή καλυπτώτανε απ' την αστική πολιτική διακυβέρνηση, απ' την αστική δημοκρατία. Αυτές οι νέες διαμεσολαβήσεις θα έχουν πολύ δρόμο ακόμα από το να οριστούν σαν μια πραγματική ή μια άμεση δημοκρατία του ουσίας, καθώς αποτελούν από μόνε του νέες διαμεσολαβήσεις τη πραγματικής θέλησης των από τα κάτω, για να μην θέσω α πούμε ορισμού που μπορεί ενδεχομένως κάποιοι ομιλητές να ε, διαφωνούν. Μια τρίτη ερώτηση όσον αφορά το κράτος. Ακούστηκε πολλές φορές αν το κράτος μειώνεται, αυξάνεται, δυναμώνεται ή όχι. Ε, θα πρέπει να πάρουμε υπόψη μας ότι τουλάχιστον για τη, για τη ζωή τη δικιά μας και συζητήματα που αφοράνε στην καθημερινότητα του εργαζόμενου ή του ανέργου ε, ότι πλέον όλες οι λειτουργίες διαβίωσή μας έχουν περάσει από μια τύπης ή ουσία, διαμεσολαβητική ουσία ε, των εργοδοτών απέναντι στα όργανα τη εργατική τάξη, τα συνδικάτα κλπ. στο κράτο. Πλέον το κράτο ω λειτουργία αποφασίζει για το μισθό μου, για το μισθό σα, αποφασίζει για τι διαδικασίε πρόσληψης σε όλα σχεδόν ας πούμε, τα ζητήματα και αυτό, αν η τι άλλο, σαν λήψη αποφάσεων και εξουσίε, δεν είναι αποδυνάμωση, αλλά μια ενίσχυση μια λειτουργία του κράτου. Και μαζί με αυτό μια ερώτηση ε, διπλανή. Αν γίνεται να είναι ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, τελευταία... Υπάρχει ναι. νομίζω μια σύγχυση μεταξύ του κράτους και της πραγματικής εξουσίας. Αν θέλουμε πραγματικά να, να, να το δούμε, τότε θα πρέπει ασούμε, να πιστεύουμε στα σοβαρά ότι ο Τζορτζ Μπούς, αυτός ο ημιμαθής άνθρωπος, εξουσίαζε πραγματικά τον καπιταλισμό των ΗΠΑ. Ή ότι ο Γιώργος Παπανδρέου έκανε ό,τι στα κουμάτα, έτσι, στον ελληνικό καπιταλισμό. Θα είναι αστείο πραγματικά να κανεί ότι η πραγματική εξουσία δεν εκπορεύεται και δεν βρίσκεται στα χέρια της πραγματικής οικονομικής, υλική εξουσίας. Με μια σοβαρή, ηλιστική ανάλυση της κοινωνικής κατάστασης θα φτάσουμε πολύ εύκολα να πούμε ότι είναι οι 300 που κανονίζουν για το κοινωνικό καταμερισμό εργασίας και τα λοιπά και όχι μια πραγματική εξουσία που βρίσκεται ε, από πίσω. Νομίζω ότι υπάρχει μια διαρκή σύγχυση όσον αφορά το κράτος. Πολλές φορές ακούγεται το κράτο το κράτος μας, από πού και ω πού. Είναι πραγματικά α πούμε ερωτήματα ειναι πραγματικα ας ότι πρέπει να απαντηθούν. Και μια τελευταία, ε, τελευταία. Όχι, σε παρακαλώ, γιατί άλλοι θέλουν να κάνουμε στο μία. έβαλες αρκετά θέματα. Μετά θα επανέλθουμε, επειδή έχουν σηκώσει αρκετοί. Ευχαριστώ. Όσο για τον Γιώργο, πώ να σου πω απευθεία, είναι εκδίδου του Φιγελισσίδα του Πορδίλατο. θα τα ναι, βασικά τρία πραγματάκια θέλω να τοποθετηθώ και να κάνω κάποιε ερωτήσει. Ε, ναι, δεν... ε, να ξέρετε, μπορούμε να επανέλθουμε έτσι. Δεν μπορεί να σα ξαναδώσει το λόγο, αλλά να μιλήσουν οι παραγματάκια... περισσότεροι, γίνεται. Ναι, ναι, τρία πραγματάκια πολύ σύντομα. Yeah. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο περιεκτικό γίνεται. Καταρχά, εδώ μιλάμε για ότι υπάρχει πολιτικό πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι πολιτικό. Ε, Χάνονται όμω. Κυρίω στην ουσία αυτού του πράγματο το οικονομικό. Δηλαδή, ποια είναι η πραγματική εξουσία, Ποιο εξουσιάζει πραγματικά του ανθρώπου, Και πώ, αν δεν καταργήσουμε αυτή την πραγματική εξουσία που είναι οικονομική, που είναι το, η νέα τάξη πραγμάτων, όπω λέγεται, ρε παιδί μου από πολλοί κόσμο, δεν είναι καμία νέα τάξη, είναι η πολύ παλιά φεουδαρχία, στην οποία ο βασιλιά, το, το σημερινό δηλαδή κράτο, αποτελεί το στρατό και την αστυνομία τη φεουδαρχία. Τη οικονομική ελίτ, αυτό είναι το κράτο σήμερα. Και αυτέ τι εξουσίε έχει. Είναι ο στρατό και η αστυνομία των φεύδων αρχών. Είναι μια πραγματικότητα του 18ου αιώνα, του 17ου, ε, 18ου. Ίκτου. Δηλαδή δημιουργούν πάλι μια ελίτ καινούρια η οποία χρησιμοποιεί το κράτο, το πολύ δυνατό κράτο, με μια αστυνομία, α πούμε, στην Ελλάδα η οποία αυτή τη στιγμή μπορεί να πάει να καταλάβει την Αλβανία για την πλάκα τη, α πούμε. Έτσι. Η οποία πραγματικά, άμα βγει έξω, μπορεί να συλλάβει σε λίγο θα σαρκίζει, συλλαμβάνει για πολιτικά δικαιώματα βγαίνει ο άλλος διαδηλώνει και τρώει ε, για, για, για ψιλοπίδημα πινές ε, με αναστολή προς το παρόν και όσο πάει και χειροτερεύει το θέμα όλοι αυτοί δεν είναι τίποτα άλλο από το στρατό της οικονομικής ελίτ και όσο υπάρχει αυτή η οικονομική ελίτ και αυτή η οικονομική διαφορά μεταξύ των ανθρώπων δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ καμία, κανένα είδου πολίτευμα, κανένα είδου πολίτευμα, το οποίο να ανακυφρώσει να αυτέ τι διαφορέ. Όταν ο κόκαλε, αυτή τη στιγμή, έχει, έχει 5.000 εργάτε, του οποίου του κρατάει, ε, κρατάει από τον λαιμό, άμα πάνε αυτοί οι 5.000 εργάτε, άμα σου να αποφασίσουν, θα αποφασίσουν. Με το χέρι του κόγκαλη στο λαιμό του. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Γιατί αν πούνε μια βλακία, ο κόγκαλη στην άλλη μέρα θα του απολύσει και, θα... και δεν θα έχουν να φάνε αυτοί και τα παιδιά τους Δεν υπάρχει ούτε δημοκρατία σε αυτό. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να αποφασίσω αμεσοδημοκρατικά με έναν ο οποίο παιδί μου είναι αφεντικό. Είναι, εκμεταλλεύεται άλλου ανθρώπους. Δεν θα πάνε να αποφασίσω μαζί το Μεσοδημοκρατικά. Γιατί αυτοί κατέχουν οι στρατιές. Κατέχουν, και να συνεχίσω αυτό που είπε ο Χρήστο για τους εργολαβικούς, κατέχουν τους εργολαβικούς 200 άτομα, 250 άτομα στη συνέλευση, έτσι, οι οποίοι τους εκβιάζουν. Έχουν ανθρώπους, έχουν ψήφους. Δημιουργούν κόμματα. Κόμματα της τάξης τους. Ο καθένα υπερασπίζεται την... Την τάξη του πρασπίζεται αυτά που έχει και θα τα κρατήσει. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Ο φτωχό δεν έχει τίποτα πάει να τα πάρει όλα και ο πλούσιο πάει να κρατήσει αυτά που έχει. Μεταξύ τους δεν υπάρχει καμιά διαδικασία διαλόγου. Γι' αυτό οποιοδήποτε πολίτευμα μπορούμε εμείς να σκεφτούμε τώρα πρέπει να ξεκινάει πάντα από το μηδέν. Από το μηδέν που έχουμε όλη η, το προετα... όλη η προετηριακή τάξη αυτή τη στιγμή η εργατική τάξη έχει το μηδέν. Μόνο σε αυτή τη βάση μπορούμε να συζητήσουμε. Και δεύτερο, όσον αφορά την αριστερά. Στην αριστερά δεν είναι δυνατόν, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αριστερά σήμερα η οποία πολιτεύεται σύμφωνα με την βιέλη και έχει και ολόγυση πολιτεύεται σύμφωνα με την κοινουτική δημοκρατία. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν να, να ζητάει την ψήφο να ζητάει και ψήφο σε ένα πολίτευμα που αποφασίζει ο, ο πολίτης κάθε τέσσερα χρόνια να τη ζητάει ψήφο και να το στέλνει μετά σπίτι του. Δεν γίνεται αυτό πράγματα. Όσο, όσο η αριστερά παλεύει να κρατήσει ε, θεσμούς όπως η δημοκρατία, όπως στα, στα, στα, στα τέτοια συνεργατικά, στα συνεργατικά συνδικάτα κρατάει τις, ε, την δημοκρατία και εκεί πέρα, Όσο παλεύει μέσα, από αυτή την, μέσα από το, με αυτόν τον τρόπο, δεν πρόκειται ποτέ να υπάρξει καμιά πολιτική συνειδησιακή αλλαγή στη βάση της εργατικής τάξης, έτσι ώστε να μπορεί αυτή να συμμετέχει στα σκηνά. Να μπορεί να αποφασίζει μόνη για την εαυτό τη έτσι, έτσι ώστε να μπορεί να μπει σε αμμοσιοδημοκρατικές διαδικασίες και να μπορέσει να ομορφωθεί το κατάλληλα, ώστε να έχει... Τη, τη δύναμη να κάνει κομμάτι στον εαυτό τη. Ευχαριστούμε αν ε, γίνεται. Ο φίλο με το καπέλο μπροστά σου είχε σηκώσει το χέρι, και μετά ο τον. Εγώ τώρα το έχω μπερδευτεί λίγο, λοιπόν, θα πω λίγο μπερδεμένα, όπως πάντα. <laughs> ε, Καταρχά, σε σχέση με το σύστημα κράτου και κοινωνία, και εγώ συμφωνώ από η ελευθερία είναι το μόνο πράγμα που δεν επιβάλλεται. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι υπάρχουν δύο πόλει, α εξουσία και κοινωνία. Υπάρχουν μικρές εξουσίε μεταξύ μας που ένα και να φάει τον άλλον. Από εκεί πέρα, όμως, ε, εγώ δεν το βάλω σχέση με το πολιτικό μου, πρώτα, μα, την ανάλυση μου, αλλά σε σχέση με το σήμερα, όπως το βλέπω εγώ, ε, ε, εγώ θεωρώ ότι αν δεν διεκδικήσουμε... Και αυτό δεν είναι ταξικό, ας πούμε, ακριβώς, Δηλαδή, αν δεν διεκδικήσουμε φαΐ, ε, τροφή, πούμε, φάρμακα, και... Πώς είναι... Και γιατρό, για όλου του ανθρώπου που έχουν σχέση μαζί μου, πρόβλημα. Είναι ότι αυτοί που είναι τάβουν δεν έχουν τέτοιο θέμα. Και αυτό να είναι, αυτό είναι το, το πρώτο θέμα δικαιοσύνη που μπαίνει για μένα. Δηλαδή, δεν μπορώ να αναφερθώ σε ένα χο... Αυτό είναι δηλαδή, ενδοκινηματική κριτική, όχι ούτε στην αστράγια, α πούμε, από το εξωτερικό χώρο. Αλλά δηλαδή, σκεφτόμενο στην ιστορία του ανθρώπου και βλέπω ότι οι λίγοι το πρώτο πράγμα που κάνανε να μα διαχωρίσουν. Δηλαδή, να χωρίσουν άντρα από τη γυναίκα. Μετά τον άστρο, τον μαύρο κτλ, κτλ. Το πρώτο ζήτημα που έζησε να συμμετείχε για το κίνημα, που θέλει να αυτοποκαλείται επαναστατικό, είναι ένα ζήτημα αυτοκριτική, ενότητας και αλληλεγγύη. Δηλαδή, για ποιο πράγμα, θα, τι θέλουμε να αλλάξουμε, όταν όλοι εμεί αυτοί που θέλουμε να τα αλλάξουμε, που δεν είμαστε και πάρα πολύ, ο ένα λέει το μαγείρεται και ο το κοντό του. Οπότε, κατά πάκτηση, έχει ένα ζήτημα δικαιοσύνη. Γενικότερο του έχει διαφορετικού κώδικε δικαιοσύνη. Όταν δεν είμαστε και πάρα πολλοί αυτοί ξαναλέω που φέρνουν την αλλαγή. Εκείνη είναι ο το, το, πρώτος χασμός για μένα σχετικά με το όλο Τώρα σχετικά με το σύστημα, εγώ θέλω Αν δεν μπορείς να κλείσαι σε παρακαλώ με αυτό. Κλείσαι Αλέκο. Αλέκο. Ναι, μπορείς να μιλήσεις. Εννοούσα να το... Πέθηκε το ερώτημα αν μπορεί να υπάρξει άμεση δημοκρατία με το πιστό του πρόταθου. Γράτομε τη ευκαιρία αυτού του ερωτήματο για να απαντήσω ναι, μπορεί και να μπορεί να υπάρξει άμεση δημοκρατία με το πιστό του πρόταθο και θέλω να θέσω το παράδειγμα τη Αρχετήνή. Και θέλω να επισημάνω και να συμμείσω στη Βουβέτα ότι δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου το παράδειγμα τη Αρχετινή, παρόλο που προηγύθηκε και τη πλατεία στα και του συντάγματο. Και τι είχαμε εκεί, είχαμε μια οικονομία. Ε, χειραγωγούμενοι από υπερεθνικούς οργανισμούς, αε, παραδομένοι στο χρέος, κατάρρευση του κράτους και πλέον ανάληψη της ε, χειροαθετικών πρωτοβουλειών από μεριά των από τα κάτω, με συνελεύσεις, με αυτοδιαχείριση τερμοστάσια, με... Ε, αμεσότητα με... Συγνώμη, με ανακλητότητα των αντιπροσώπων και είχαμε πάρα πολλούς πρωτοφυλίες για τα συνέπεια, έτσι, ε, όπου το, και το πείραμα της Αργεντινή συνεχίζεται, έτσι, μέχρι, με τα χρόνια, μέχρι σήμερα. Αυτή τη στιγμή, από τότε υπάρχουν συνελέψεις κειτονιάς, υπάρχουν αυτοδιαχειριζόμενα νοστάσια και υπάρχει αυτό το πρόταγμα και υπάρχει βέβαια και η εξουσία από τα πάνω, υπάρχει η διαμεσολαβής και τη αριστερά που προσπαθούν αυτό το αμεσοδημοκρατικό πρόταγμα να το πάνε στα δικά του στραγμία για να διαωνίσουν μια αντιπροσωπευτική διαμεσολαβητική σε εισαγωγικά δημοκρατία. Άρα λοιπόν για μένα πάντα βλέπω την πορεία προς τα εμπρός που είπε ο κύριος Σαμαράς, έτσι. Ε, και θεωρώ ότι με κάποιους τέτοιους όρους μπορούμε να δούμε τη δημοκρατία ως πράγματι διαδικασία διατομική, έτσι, αλλά έχοντας ε, ε, αυτού του είδους τα προτάγματα και αυτού του είδου τους όρους σαν προμετωπίδα. Άλλος που θα ήθελε να πάρει τον Εγώ ήθελα να κάνω δύο συνδυαστικές ερωτήσεις, για να μην με κριδορήσω. Η πρώτη αναφέρεται στον πρώτο και τον τελευταίο ομιλητή, ε, γιατί φαίνεται ότι οι δύο αναλύσεις είναι εξαιρετικά αντιθετικές σημεία με την άλλη, αλλά νομίζω ότι σε ένα σημείο συνδέονται και θέλω λίγο την άποψη των ομιλητών πάνω σε αυτό. Ε, ο πρώτος ομιλητής ανέφερε ότι δεν έχει νόημα, ας πούμε, ή καταργείται μάλλον το νόημα ε, της δημοκρατίας, όταν αυτό υπάρχει εκτός των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών συσχετισμών που αυτή τη στιγμή και αρχούν στην κοινωνία. Ε, και ο τελευταίος ομιλητής είπε ότι ανέφερε τη δημοκρατία σαν πρόταγμα, σαν πολίτευμα, ε, μάλλον σε, αντι, σε αντιθέσει, ας πούμε, με κάποια άλλα πολιτεύματα. Κάπως αυτονο, ε, αυτονομείται η δημοκρατία, δεν είναι έτοιμα, αλλά είναι ένα πολίτευμα. Και επίσης, όπως ανέφερε πάντα, αυτό το, αυτό το πολίτευμα προδίδεται από διάφορους εξουσιαστές. Ε, από αυτό νομίζω ότι βγαίνει ότι δεν υπάρχει σήμερα μία σύνδεση μεταξύ των κοινωνικών αγώνων, ε, για παράδειγμα για αύξηση των μισθών, ή για τις των κοινωνικών συνδικών, με το αίτημα για δημοκρατία. <κοί> δηλαδή, ε, έχει αυτονομηθεί και το ένα, και η πάλι και το άλλο. Ενώ λοιπόν, ε, παλιότερα, και αναφέρομαι ας πούμε, στο πώς αντιμετωπίζει ο Μάρξ, 18, πριμέρ, το 18η πριμέρτο ζήτημα, ε, μπορούσαμε να πούμε ότι δημοκρατία ο το αγώνας για δημοκρατία, ήταν στην ουσία μία αντανάγκλαση των, των ταξικών σχέσεων και ε, ήταν στενά συνυφασμένο με την, πάλη, την ταξική πάλη, ε, βλέπουμε ότι σήμερα κάπως αυτονομείται και η ταξική πάλη και η δημοκρατία, και το αίτημα για δημοκρατία. Ε, θα ήθελα να σχολιασμό πάνω σε αυτό. Ε, τώρα για τους ε, ενδιάμεσους ομιλητέ. Ε, ο κύριος Μιχαήλ είπε ότι είτε είσαι στην πλατεία ΤΑΧΡΙΡ, είτε είσαι στην, στην Ισπανία, πάντα ε, η αντίστασή σου και η αντίδρασή σου θα πυροδοτείται από το ίδιο σύστημα. Ε, ενώ ο, ο, ο Μιχάλης είπε ότι ε, η δημοκρατία είναι μια δημοκρατική επανάσταση στην ουσία και κάπως έτσι ε, φαίνεται. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω με ποιο τρόπο οι καταπιεσμένοι ή αυτοί που βγήκαν στις πλατείες... Ε, Πώς ένιωσαν ότι συνδέονται αυτοί που ήταν στην Αίγυπτο, για παράδειγμα με το Occupy ή με την πλατεία Ταχρή. Δηλαδή, τι ήταν αυτό που τους συνέδε? Εγώ μπορώ να πω ότι αυτούς τους συνέβαιε ένας αντικαπιταλιστικό αγώνας. Αυτή οι ίδιοι, πώς εξέφρασαν αυτό, αυτό το πράγμα. Αυτά. Κάποια τελευταία προσθήκη ή ερώτηση. Τώρα κάποιο αν θέλει και να προσθέσει, επειδή κάποιοι... Yeah. που έκανε σε σχέση με την άνοδο του, φα... του φασισμού και τις πλατείε. Ε, η κριτική που εγώ έχω υπόψη, δεν είναι ακριβώς ότι οι πλατίες οδήγησαν στην άνοδο του φασισμού, αλλά ότι απέκτησαν χαρακτηριστικά, υιοθέτησαν χαρακτηριστικά, τα οποία, ε, αν τα δούμε όχι στο πλαίσιο των, ε, των πλατείων, αλλά στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, αντιδραστικά χαρακτηριστικά ε, αποτελούν έδαφος για την άνοδο του φασισμού. Είναι έτσι ή όχι. Όπω α πούμε, η καταδίκη των uh, κομμάτων, των συνδικάτων και τα γνωστά. Ε, θα δώσω στου ομιλητέ από τέσσερα λεπτά για να απαντήσουν σε ό,τι θέλουν και να είναι και οι καταληκτικές του αυτές τοποθετήσει. τοποθετήσεις. Πολλά και ενδιαφέροντα τα θέματα που έχουν αλλά δεν μπορεί να πιαστούν όλα όλες Η κατορία του δρόμου που υπάρχουν, π.χ. εγώ πάταλα ε, εγώ να ανακριθώ το θέμα της κρίσης, είχα πολύ ενδιαφέροντα την τοποθέτηση του ΣΑΒΑ, ε, για να αναφορά στο Μάρκετσο την έκφαση όλων των το αντιφάσεων του συστήματος, και όχι απλά της οικονομικής πλευρά, αλλά τα φοίμα. Ε, ε, θέλω να πω το εξής, να πούμε και πέρα. Είπε ένας φίλος Λέμε το, το μακρύ και το κοντό του, καθένας. Εντάξει, ο, ο όρο μπορεί να μην είναι πολύ κομψός, αλλά κάπως έτσι είναι. Θέλω να πω ότι αυτή η διαφορετικότητα, ε, εκεί που μπορεί να βρει την απάντησή του, εκεί που γίνεται η συγχώνευση, η ανάδειξη, το κοσκίνισμα των απόψεων είναι στο πεδίο της Πάλης. Αν δεν πούμε στο πεδίο της Πάλης, εκεί που θα δοκιμαστούν οι απόψει, εκεί μπορούμε να συζητάμε ολίως και να διαφωνούμε ε, φιλοσοφώντας, όπως το Ζωνίου Αποδοαγόραστα, τον Βάθωνα. Βάθω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ε, για μια ερώτηση, που... μία για το υποκείμενο που τέθηκε η ερώτηση, Εγώ... ή το κόμμα, όπως λέγεται, Πιστεύω ότι είναι παραπάνω από αναγκαία η πολιτική οργάνωση. Ε, το σύνολο τη αυτο, αυτοοργάνωση, πολύ, πολύ μορφή και πολύ πολύπλευρη οργάνωση των λαϊκών μαζών, η συγκρότηση του σε, σε όλα τα επίπεδα, από το κατώτερο, το πρωτογενέ, των αισθητών αντίσταση που αναπτύσσονται καθημερινά σε διάφορα επίπεδα, μέχρι το ανώτερο, το πολιτικό. Δηλαδή τη συνένωση στο πολιτικό, συγκρότηση στο πολιτικό πεδίο των πρωτοπόρων στοιχείων τη εργατική τάξη ή αν θέλετε τη κοινωνία. Τώρα, αυτή η ανάδειξη, επειδή υπάρχει μια παρανόηση, το ξέρω, έχουμε το ΚΚΟΕ που το έχει δει ο νομέα του Ξεαρχείου. Το πώ αναδείχνεται, είναι μια ολάκετη διαδικασία πάλι μέσα στην οποία αναδείχνονται τα πρωτοπόρα στοιχεία και συγκροτούνται. Δεν έχω τα περιθώρια να το συζητήσω, όπω επίση και το περιεχόμενο. Αυτή η ίδια πρωτοπορία επίση είναι ένα ολόκληρο είναι ένα ολάκληρο, ε, ζήτημα, το οποίο επίση δεν έχω τα περιθώρια να το ε, αναλύσω. Οπωσδήποτε το ζήτημα τη πολιτική πρωτοπορία σήμερα είναι ένα ζητούμενο τη πάλη μα. Δεν είναι ένα δεδομένο. Και στη βάση των απαιτήσεων τη εποχή μα, δεν μπορώ όπω είπα να το αναλύσω, αλλά το θεωρώ δεδομένο ότι είναι παραπάνω από αναγκαία η συγκρότηση τη πολιτική πρωτοπορία. Αν σε δεν αρέσει η λέξη κόμμα, α το πολύ πολύκαρπο. Αλλά θα είναι η συγκροτημένη πολιτική πρωτοπορία απέναντι στους μηχανισμούς του συστήματος. <σ Sweetheart> ναι. Το δεύτερο. Ε, η ΙΤΑ ήρθε από μέσα, συμφωνώ απολύτως. Γι' αυτό εγώ, α πούμε, όπως ανέφερε και στο τελευταίο μου βιβλίο, ε, ε, ε, λέω, η αριστερά απέναντι στον εαυτό της. Ότι πρέπει να δει μέσα από ποιου όρου και στη βάση ποιον, ήρθε αυτή η ΙΤΑ που καθορίζει τη σημερινή πραγματικότητα. Και πάλι λέω θα το προσπεράσω και αυτό γιατί δεν μπορεί να γίνει ε, ε, συζήτηση. Για να απαντήσω στην ερώτηση του Δεν λέω ότι καταργείται το νόημα τη δημοκρατίας, ότι δεν έχει σχέση η ταξική πάλη. απλώ σε αυτό που είπα. Δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η δημοκρατία την αντιλαμβάνομαι σαν πολιτική λειτουργία, η οποία εδράζεται πάνω σε μια ορισμένη κοινωνική βάση η οποία της προσδίδει και το περιεχόμενό της. Με αυτή την έννοια, επίσης, δεν θεωρώ καθόλου αληθετική την ταξική πάλη με την πάλη για τη δημοκρατία. Αυτό θεωρώ ότι η πάλη για τη δημοκρατία, τα δικαιώματα για το ένα για το άλλο κλπ. αποτελεί πλευρά αυτής της συνολική πάλης τη εργατική τάξη και των λαϊκών μαζών για τη συνολική του χειραθέτηση. Δεν τα βλέπω ε, καθόλου ε, αντιφαντικά. Θα ήθελα να αναφερθώ στο εξή, επειδή αναφέρθηκε όσο πιο σύντομα μπορώ, στο του... επειδή τέθηκε πολύ το ζήτημα του σοσιαλισμού. Ανέφερα και προηγούμενα ότι εγώ για μένα δεν υπάρχουν ιδανικέ καταστάσει. ούτε ιδανικέ δημοκρατίε, ούτε ιδανικοί σοσιαλισμοί. Αλλά εν πάση περιπτώσει, για το ζήτημα του σοσιαλισμού θα ήθελα να πω ότι είναι ζω... ζήτημα και οπτική γωνία. ταξική θέση και οπτική γωνία. Αλλιώ βλέπει το ζήτημα του σοσιαλισμού το... αυτό που είναι στο υπόγειο. Και αλλιώ αυτό που τον ατενίζει από το ύψο ενό ελβετικού σανδέρφου. Αλλιώ το βλέπει αυτό που του κόβει το μισθό, και αλλιώ αυτού αυ, του μισθού που παρακρατεί, όπω την υπεραξία, του κάνει κεφάλαιο στι ελβετικέ τράπεζε. Αλλιώ ο άνεργο, και αλλιώ αυτό που την αγωνία του, του ανέργου την κάνει χρυσάφι. Αλλιώ ο συνταξιδού που δεν έχει φάρμακα, και αλλιώ αυτό που πλουτίζει από το εμπόριο τη υγεία. Πάω που πολέμε διάβοσοι. Τι πράγμα? Υπάρχουν και ενδιάμεσα, δεν είναι Ναι, μην μου βάζει τώρα την. Θα πρέπει να μιλήσω πάρα πολύ για να μιλήσω και για τα ενδιάμεσα. Μιλάω για τι βασικέ σχέσει και αντιθέσει. Σε αυτά τα ζητήματα, και επειδή αναφέρεται το ζήτημα του σοσιαλισμού, και όχι ανέφερα, η ιστορία, δεν προχωράει με βάση τι δικέ μα συντεταγμένε, αλλά με τι δικέ τη. Απάντησε, έδωσε απαντήσει ο σοσιαλισμός. Ο σοσιαλισμό που οικοδομήθηκε στι του και στο και καθιέρωσε το 8ο, το 7ο, το 6ο και το 5ο για Διασφάλισε στέγη, τροφή, υγεία, παιδεία στου κολλασμένου εκείνου τη κοινωνία. Και όσον αφορά και προσπάθησε να απαντήσει και να προχωρήσει παραπέρα, δεν τα κατάφερε. Και επειδή πολλά αναφέρθηκε πολύ και το όνομα του Στάλιν, ο ίδιο ο Ανέφερε ότι για να πάμε παραπέρα δεν μπορούμε, αν δεν αλλάξει η κατάσταση τη εργατική τάξη. Αν η εργατική τάξη δεν ανέβει στο επίπεδο εκείνο του να, το να αναλάβει η ίδια τη διεύθυνση τη παραγωγή και τη κοινωνία. Τι έκανε, Δεν τα κατάφερε. Έκανε υποχωρήσει. Ήταν μια μεγάλη συζήτηση το γιατί δεν μπόρεσε αυτό το πράγμα να ολοκληρωθεί και να προχωρήσει. Απλώ θυμίνομαι το εξή. Αυτή η κατεύθυνση δεν ανατράπηκε από στάντια. Ανατράφηκε από τι δυνάμει και τάσει τη νέα αστική τάξη που διαμορφώνονταν μέσα στα πλαίσια και με βάση τι αδυναμίε τη ανεπάρκεια αυτή τη τιτάνια προσπάθεια τη πρωτόγνωρη στην ιστορία τη ανθρωπότητα να απελευθερώσει τον άνθρωπο. Και αυτό που γνωρίζουμε από εκεί και πέρα είναι η επικράτηση αυτή τη νέα αστικής τάξη που διαμόρφωσε τα δεδομένα. Και αν θέλετε να πω και κάτι περισσότερο. Αυτό, αυτό που βιώσαμε τα μεταπολεμικά χρόνια στι κοινωνίε μα. Αυτέ οι ελευθερίε, τα δικαιώματα, το κοινωνικό κράτο το οφείλουμε σε αυτού. Το οφείλουμε, αν θέλετε, για να είμαι και εγώ προκλητικό, το οφείλουμε σωστά. Και η κατάρρευση, η υποστοχώρηση, η ήττα αυτή τη πλευρά ήταν που έδωσε τη δυνατότητα στο σύστημα να περάσει στην επίθεση και να τα πάρει όλα αυτά πίσω που αναγκάστηκε να δώσει κάτω από την πίεση αυτού του κινήματο και αυτού του παραδείγματο. Που δεν μπορούσε στην αναπτυγμένη Αγγλία να δουλεύουν 14 ώρε τη στιγμή που στην καθυστερημένη Ρωσία είχε καθυστερηθεί το 8ο και το 7ο. Από την ώρα που εξέλιπε η απειλή του να τα χάσουν όλα, που τις υποχρέωσε να κάνουν τι υποχωρήσει, περνούν στην επίθεση και καταργούν όλα αυτά. Βεβαίω όλα αυτά χρειάζονται πολύ περισσότερη συζήτηση και πολύ περισσότερη ανάλυση, αλλά δεν έχουμε τα περισσότερα. Τώρα, για να απαντήσω στον τελευταίο, το προηγούμενο μιλητή, θα χρειαζόμανα μια ολόκληρη ώρα. <laughs> θα μείνω πρώτα στις ερωτήσεις. Ε, στα ζητήματα που πήγανε στην κουβέντα, Α πούμε, Κερδιάκη, στο relax, το χρόνο που ο δικτάδρος ο εδώ μου επιβάλλει, να, ε, να, ε, να, να μιλήσω για... Καυτή σημαντικά, νομίζω, προκύψαμε την κουβέντα. Υπάρχει μια ομάδα διερώτησης, ερωτημάτων, γύρω από τι εμπειρίε. Του κινήματο της πρόσφατες, τα Χρύα, το Περπανταλσό, Σύνταγμα, το ένα το άλλο, και τι σχέση έχουν με το θέμα τη κουβέντας, με τη δημοκρατία και, και τα λοιπά. Ε, πληροφοριακά, αρχίζω την πιο εύκολη, να πω στα πιο δύσκολα. πιο εύκολη ερώτηση ήταν ποια ήταν η αλληλοδράση ανάμεσα σε Occupy, στο Κόντι Πάρκ, στη Wall Street και στους Αγίπτου, στην Τα Ήταν, μιλάγα, λυμάν, στο όνομα του ΔΕ. Η πλατεία Ταχρήρ έστειλε μήνυμα στο Occupy Wall Street, το οποίο διαβάστηκε στο Zukunft Park. Και αντίστοιχα έγινε εκεί. Ανα... Υπάρχει μια ανάπτυξη μια διεθνική συνείδηση στην οποία μέσα από αγώνε, γιατί οι αγώνε πλάθανται συνειδητής ω γνωστών και στου δρόμου που γίνεται αυτή η δουλειά και στι μάχε, και ναι, υπήρξε μια, δεν λέω ότι υπήρ, ήταν η πεμπτουσία ενό διεθνισμού ή τίποτα άλλο, αλλά ναι, είχαν συνείδηση. Και υπήρχαν αλληλοχαιρετισμοί. Μιλάγανε για τι εμπειρίε του ενό και του άλλου και όσο πιο βαθμό υπάρχει κατανόηση, γιατί υπήρχε συγχυσάρα και υπάρχει συγχυσάρα παντού έτσι από αυτά τα ζητήματα. Πράγμα το οποίο μετά στο δεύτερο ερώτημα σε σχέση με την άνοδο του φασισμού και την καταδίκη του των πλατιών, κυρίω από το ΚΟΚΟΕ, έτσι. Δεν έκανε αυτή τη σύνδεση, δεν ξέρω γιατί να το κάνω κι άλλοι. Α, βέβαια τα αστικά κόμματα βέβαια, κάνουν τέτοια πράγματα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπήρχε η αγγή καταδίκαση του κίνημα τη πλατεία συλλαγών τους, έτσι. Και αυτά τα σημαίνει ότι υπήρχαν θύλακες εθνικοφροσύνης, αωρίας στην απάνω λεγόμενη πλατεία και τα ρέστα. Και ό,τι δεν υπήρχαν αντιδραστικά χαρακτηριστικά. Δεν θεωρώ ότι είναι η περπτωσία της άμεσης δημοκρατίας να πρακόνουν στο ξύλο του συντρόφου στο μιλάντα, εντάξει. Κύριε, Βασίλη, Είτε, σε υπερασπίσμα παρόλο που είσαι ελληνικός, ναι. Ω κομμάτι της διακίνησης απόψεων. <σίλωσης> <σίλωσης> ναι, λοιπόνς, ακριβώς. Αυτό δεν είναι πια η άμεση <σίλωσης> δημοκρατία. Αλλά πρέπει να δούμε, νομίζω, το Σύνταγμα και σαν μια, και τις πλατείες, αλλά το Σύνταγμα ήταν το, το κέντρο, σας μια διαδικασία. Δεν ήταν το ίδιο στις 20 Μαΐου και στις 24. Και δεν ήταν το ίδιο προπαγάνδα στον καιρό των γερμανικών απεργιών. Στα μέσα Ιούνι και στο τέλος Ιούνιου. Εντάξεις! Δηλαδή, ναι, στην αρχή υπήρχαν αυτά τα υπερεδιδαστικά των διάπηδε των μπλοκ. Τέτοια έξω τα κόμματα, έξω από το ένα, έξω και το άλλο για να είναι το κόμμα το δικό του τελικά. Το κόμμα το αναπολιτεί και είναι το πιο πολιτικό κόμμα. Στην τελευταία ανάλυση. Και όποιο ήταν στο Σύνταγμα το ξέρει. Και φύγαν και 5-6 κόμματα μετά. Λάτε. Λοιπόν, α βγούμε και 100, άνθρωποι να ανθίσουν λίγο. <ΣΣΣ> λοιπόν, ε, η. Άλλο και μερικά να τα κόψουμε. Λοιπόν, η. Το ζήτημα είναι ότι ναι, ήταν ένα αντιφατικό φαινόμενο και υπήρχαν τέτοιου είδους αντιδραστικά. Yeah. Θυμίζω ότι η απαγόρευση των συνδικάτων και η αντίθεση στην αρχή όταν ήρθαν οι απεργοί τότε της θεϊ, άλλαξε και με το λίγο υπήρξαν αντιπροσωπείες από την πλατεία συντάγματος στις απεργίες και στο λιμάνι και στα ταχυδρομεία. Και υπήρχε μια άλλη σχέση, μια σχέση που φάνηκε η δύναμή της τον Ιούνιο και το οποίο πρέπει να συγκρατήσουμε. Η γενική απεργία. Στη συνένωσή τη με το κίνημα των Πλατιών δημιούργησε την πρώτη μεγάλη κρίση που χρειάστηκε ο Άλλο να φωνάξει τα Σαμαρά να κάνουν κυβέρνηση εθνική ενότητα. Δεν τα και η εθνική ενότητα με τον εαυτό του με τον Πεντζέλαρο. Αλλά ή, το, η, το ψυχοράγημα του το Παπαδρέου ήταν τον Ιούνιο. Και αυτό το κρατάμε ακόμα και από άψη τακτική. Οι γενικέ απεργίε και οι καταλήψει πέρα των δημοσίων κτιρίων, και καταλήψεις δημοσίων χώρων είναι απαραίτητο στοιχείο σε μια στρατηγική που έχει. Στη βάση τη σήμερα, για μα το λέξουν του ΕΕΚΤ, την πρακτική τη πάλι και την οργάνωση μια γενική πολιτική απεργία διάρκεια. Λοιπόν, ξαναγυρνάω στο θέμα της, ε, των πλατιών. Πιστεύω ότι είναι μια θεωρητική πρόκληση μεγάλη. για να δηλαδή, δει, και να πας πέρα από μια κοινοτυπία, ότι πίσω, δεν είπα κάτι ότι πίσω από τα Χρή και τη Μαδρίτη και οτιδήποτε άλλο, από ό,τι να πει, εντάξει. Είναι το ίδιο σύστημα που θα τη, Πώ αυτό το σύστημα θα πυροδοτήσει την κρίση του, τι ακριβώ συμβαίνει, Ποια κρίση του κυβερνά, τη τέχνη του κυβερνά, τη διακυβερνησιμότητα υπάρχει εδώ, εκεί κλπ. Με άλλε μορφέ, ίσω στην Αίγυπτο από τη Συνεδάδα, Μουσικών, στην Ελλάδα, εξακολουθούν να ισχύουν οι σχέσει, στο Αλλά υπάρχουν και κοινά στοιχεία και ιδιαιτερότητε. Αλλά στη βάση, στον κεντρικό του πυρήνα. Υπάρχει ένα κείμενο το οποίο μουσική έχει πάρει για το διαδίκτυο. Υπάρχει ένα τέφο του Λίνινγκ που μόλι έχει βγει στο Παρίσι, που είχε φέρουμε στην Ελλάδα. Πολλά για μένα είναι αφορμιστικά Αλλά υπάρχει και η δικιά μα προσέγγιση. Και ξαναγυρνάω σε έναν στοχαστή, ναι, παιδί μου, αλλά θα πούμε μια κουβέντα. <σομίλια> λοιπόν, ποια είναι η δικιά μα αντίληψη στο θεωρητικό πυρήνα για το κίνημα. Που αν μιλάει και ο Μιχάλης, α πούμε έτσι και η ιδιότητα που στηρίζουμε, αλλά να πω είναι η θεωρητική μα δικά μα. Θα σα και το κείμενο. Λοιπόν. Αλλά είναι στηρίζεται στο Φουκούπ. Λοιπόν, έχεις... ο Φουκούπ έλεγε ότι ο πιο κυβερνήσιμο άνθρωπο, ο οποίο κυβερνάει, είναι ο χώμο οικονομικό. <χω> δηλαδή το υποκείμενο του ατομικού συμφέροντος. <χω> το άτομο άτομο που μα κάνει ο καπιταλισμό. Και όλα αυτά τα ατομικά συμφέροντα μαζί είναι αυτό που. Αστική πολιτική ε, θεωρία ονομάζει κοινωνία των πολιτών. Και εμφανίστηκε και το Σύνταγμα παραδείγματο χάρη σαν η εξέγερση τη κοινωνία των πολιτών απέναντι στο κράτο των τα κτλ. Δεν είναι έτσι. Το Σύνταγμα και όλα αυτά ήταν η κρίση και των δύο. Και μια κρίση που υπάρχει στο επίπεδο του κράτου και μια κρίση που σοβεί μέσα στην κοινωνία των πολιτών που είναι αυτή ω οτικαιόνα των ατομικών συμφερόντων με ανατομία του την πολιτική οικονομία όπω το δεί και ο οποίος αυτός ο κυκαιώνας αποτελεί και μια ζώνη διαπραγμάτευσης με το κράτος, με τις πιέσεις του Λέου Έχει μια αποσύνθεση και της κοινωνίας των πολιτών και του κράτους από πάνω, μια διπλή κρίση που είναι η αρνητική εμφάνιση, αυτό που έλεγε ο Μάρξ, ότι πρέπει να υπερβούμε, να ξεπεράσουμε και το κράτος και την κοινωνία των πολιτών. Αυτό είναι ο ελευθεριακός κομμουνισμός του Μάρξ. Λοιπόν, αλλά δεν έχω χρόνο για αυτά. Αλλά έχουμε δύο διαπροσωπήρια σε επευκαιρία μην μένουμε σε μύθου. Έτυχε, εντάξει αυτό είναι, υπάρχει και το τυχαίο, να είμαι στην Αργεντινή, στο Αργεντινάσο και μετά. Που επίκειται το ζήτημα. Δεν, η στο κελίωτο από τα τρία σημεία που δεν επίκειται τέλο. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, <coughs> γιατί ήταν κόπο. Λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί για να καταλάβει κανένα τι στην Αργεντινή και γιατί σταμάτησε σε ένα σημείο, γιατί σταθεροποιήθηκε η υποτίθετη κατάσταση και γιατί καταραίει τι ημέρε μα πάλι. Αλλά δεν έχω χρόνο για αυτό. Αλλά έχει. Το, το, το κρίσιμο στιγμή που έγινε η εξέγερση ήταν όταν οι εργάτε, δηλαδή οι εταιρείε, κάνουν το υποτίθεται πιάτσικο μέσα στα, στα, στα, στα σούπερ μάρκετ, τα δηλαδή, και εισβάλλουν μέσα στην, ε, στο Buenos Aires, που είναι το Παρίσι τη Λατινική Αμερικής. Ο Δελαρούα λέει στου μικροαστούς, οι εχθροί της δικιάς σας ιδιοκτησίας έρχονται, βοηθήστε με και στηρίξτε να κηρύξω κατάσταση εξωτερική ανάγκη, το κατάσταση πολιορκίας. Οι μικροαστοί του λένε εντάξει για τους κλέφτες από κάτω, αλλά εσύς ο και κλέφτης, γιατί τότε κατάσχεσε τις συγκαταθέσεις σους, το κοραλίτσο. Και έβλεπε στην απίθενη τέτοια να μπαίνουνε, ποιο και πέρα μέσα στην πόλη, και να έγινε τις κυρίες με τα, με τα ωραία, είναι οι πιο κομψές κυρίες της μικροαστικής τάξης του Πολονοσάρες να τους χειροκροτάνε τσακατσάκ και να χτυπάνε και τα κατσαρολά αγερικά. Σε αυτό το πράγμα ήταν μια, μια εν, ενότητα, μιας πρωτοπόρα εργατικής δύναμης από τη μία μεριά με τη στήριξη των μικροαστών σε συγκεκριμένη. Αφού ήταν πέντε κυβερνήσεις και προέδρους και τι άλλο κάνανε, εκείνο εκεί που έγινε στη συνέχεια ήταν να σπάσουν αυτή τη συμμαχία πρόσαν στους μικροαστούς οσμένα πράγματα και από την άλλη, η διεθνή συγκυρία ήταν τελείω διαφορετική. Είχε μια ανάκαμψη στι παγκόσμιε οικονομίες του 2007, ο συμπληρωματισμό που έγινε το 2005 σε σχέση με το χρέος από τη μια μεριά και οι μαζικέ εξαγωγέ σόγια και άλλων προϊόντων, να αρκετινεί τι συνθήκε τη διεθνή ανάκαμψη, του επέτρεψαν να βάλουν κάποιο έλεγχο στα πράγματα εκεί πέρα, ο οποίο καταραίει σήμερα σε μια άλλη συγκυρία. Αλλά τα πράγματα έχουν πολύ πιο πλούσια, γιατί έχουμε και, μύθος, και ανάγκη μύθων, έτσι. Τα καθυλιμένα εργοστάσια υπάρχουν. Οι λαϊκέ συνελεύσει ήταν κυρίω οι μικροαστικέ συνοικίε του Μπένο Αερέ, δεν ήταν και υπε... Δεν υπάρχουν. Ε? Η μεσαία Εντάξει. τάξη ήταν πάντω. Δηλαδή οι Πικέτα μπορεί να ήταν οι άνεργοι, αλλά αυτό που λέει οι μικροαστικέ και... ήταν η μεσαία τάξη η οποία έχανε και προελταρωποιούνταν. Συγγνώμη, η μεσαία τάξη του Μπένο Αερέ, εκείνο που έχασε, σε συγκεκριμένη περίπτωση ήταν τι τη. έγινε το κοραλίτο. Αυτό ήταν που πυροδότησε να πάει. Γιατί μέχρι τότε υποστήριζε τον Τελαρούα, είχε βγάλει και έτσι πήγαινε αντίστοιχο Τελαρούα και πήγε προσωρινά με το μέρο τη εργατική τάξη και βάλει το πιο πρωτοπόρο του μαχητικού τη κομματιού και έγινε το Έλληνα αντίστοιχο. Από εκεί yeah. πέρα σταμάτησε για χίλιου λόγου που δεν μπορώ όντω αυτή τη στιγμή να πω. Μπορούμε σε μια κουβέντα να τα δούμε αυτά τα πράγματα. Yeah. Αλλά για yeah. να yeah. προχωρήσω προ το τέλο. Ε, ένας σύντροφος, στην αρχή, έβαλε το ζήτημα σε μένα και στο Βασίλειο από εκεί, παρόμογραμμα του Βασίλειου, γιατί χρειάζεται ένα πρόταγμα της Νέας Εποχής, ότι σαν δημιουργημένες χώρες δεν έγινε το ένα και το άλλο. Ε, κάποιος άλλος είχε γράψει σε μία φημερίδα της Ξεκνοβουλευτικής Αριστεράς το πριν, ότι υπάρχει οραματική νεκροφιλία για όποιον επικαλούνται τον Λένιν, τον Τρότσκι ή τον Μάου. Πιστεύω είναι οι παρατήρησες και ο όρος. Δεν πιστεύω ότι η Επανάσταση θα γίνει αντιγράφοντα οτιδήποτε προηγούμενη εμπειρία, αλλά δεν πιστεύω ότι θα γίνει με ιστορική αμνησία. Σβήνοντας όλα. την η δύναμη της ιστορίας είναι η Επανάσταση, όλες οι επηρείες και έχουμε να βγάλουμε γνώση από το Σπάρτακο μέχρι το σήμερα και μέχρι την Ταχρήρ, αν θέλουμε να νικήσουμε. Και από αυτή την άποψη, Μαζί και την τραγωδία επιστάλλει. <κυρίζει> λοιπόν, και να βγάλουμε και πώ. Ποιο άνοιξε τον δρόμο για να καταρρεύσει η Σοβιετία. Αλλά είναι μια άλλη κουβέντα αυτή τη στιγμή. Αλλά ναι, όταν μιλάμε για επαναστατικό υποκείμενο και τελειώνω αυτό. Ναι, επευκαιρία επειδή είμαι από του τυχερού που ήταν και στο Μάιο του 68 που Χούντα στην Γαλλία και γνώρισα ξανά το Μάιο για δεύτερη φορά στην Αθήνα το Δεκέμβρη του 2008 που όλοι θέλουν να τον ξεχνάνε. Λοιπόν, δεν ήταν τυφλή δία ο Δεκέμβρη, ήταν πολλά άλλα Και ανάλογε συζητήσει κάνανε. Γύρω από το, το τι θέλουμε και τι δεν θέλουμε στι καταλήψει. Λοιπόν, ο, ο, και ο Μάη και ο Δεκέμβρη για άλλου λόγου φεύγουν. Ο Μάη ήταν από μια απόψη ένα διεθνέ τη 1905, ένα πειραματήρι, ένα πείραμα που θα το δούμε μπροστά μα και έχει πίσω μα. Με μεγάλε διαφορέ υπάρχει τώρα. Και ο Δεκέμβρη επίση. Αλλά για να καταλήξω, ναι, χρειάζεται να πάρουμε υπόψη μα ότι ξεκινάμε από το τώρα, το εξαρχή, το τώρα είναι η αρένα. Αλλά όχι να τώρα απεξαφρομένο μετέωρο έξω από την ιστορία στην τελευταία ανάλυση, και το δυναμικό για ένα άλλο μέλλον. Εκεί, αυτή είναι η διαδικασία για να αναπτυχθεί ένα επαναστατικό υποκείμενο. Μέσα στη διαδικασία υποκειμενοποίησης που θα αλλάξει τον κόσμο και δεν θα πεισοχυρίσουμε, ναι το κόμμα, είναι ο Πολύκαρπος και το Βασίλη, μπορεί, είναι το μια επαναστατική οργάνωση μάχης είναι απαραίτητη παρά ποτέ. Σήμερα, τότε, και τώρα και αύριο. Και τώρα, περισσότερο από ποτέ από μου. Δεν ξέρει, δεν Αλλά ο υποκειμενικό παράγοντα του περιβάλλοντο δεν είναι απλά το κόμμα. Σύντομα. Είναι ένα βασικό στοιχείο μια διαδικασία υποκειμενοποίηση. Μέσω των οποίων οι εργάτε αποτάκτουσαν ταυτόχρονα εντάξει, για του εαυτόντε έτσι. Αλλά δεν είναι η εργατική τάξη που πρέπει να γίνει για την επαναστατική υποκειμενικότητα και μπορεί να γίνει πανταστατική υποκοιμονικότητα αν είναι ιδρά, όπως έλεγε ο Μάρξ, σαν καθολική τάξη. Όχι απλά για τα δικά της συμφέροντα στη σχέση με τον εργοδότη, αλλά αυτή που θα απελευθερώσει κάθε, κάθε καταπλησμένο, κάθε εκμεταλεγόμενο, κάθε ταπεινωμένο και εξευθερισμένο σε αυτό το πλανήτη. Ή, για να απελευθερώσει τον εαυτό της, πρέπει να απελευθερώσει όλη την εργατική τάξη και μια μεγαλύτερη είναι ο ιδεολογίας ενώ αυτό που εκφράζει τη σφαίρα της εργατικής είναι η παγκόσμια αντισοσιαλιστική επανάσταση. Ευχαριστώ. Ένα πολύ σχόλιο, μη πυροβολείται τον πιανίστα. Δεν είμαστε στην ταξική κοινωνία, οι έχουν ακόμα ωράριο. Ε, οπότε, αν γίνουμε αναγκαστικά κακός, για λόγους. Οπότε, θα τον και τον Γιώργο, το πρώτο είναι ότι μία πλιάδα, όλα από τη συζήτηση από κάτω που και εγώ την βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, μία πλιάδα ε, συνομιλητών έθεσε περίπου το ίδιο ζήτημα. Με το οποίο συμφωνώ. Αν δεν, όταν μίλησα για τη δημοκρατία με αυτόν τον τρόπο, δεν μιλώ για μια, έναν ενδιάμεσο χώρο χωρί συγκρούσει mm -hmm. και έναν ενδιάμεσο χώρο μόνο διαλόγου. Εξήγησα και στην προηγούμενη παρέμβαση ότι δεν το εννοούσαμε αυτήν την έννοια την επικοινωνιακή του χάρμπερ μα να μην επανέλθω. Αλλά όσε φορέ και να μου πείτε ότι η πραγματική ζωή του ανέργου, του απολυμμένου, συμφωνώ απολύτως με όλα αυτά, απλούστατα λέω, ότι αυτά παράγουν κινήσεις, αντιδράσεις, αντιστάσεις, ακριβώς στην κατέθεση της αντιεξουσίας. Δεν αρνούμε καθόλου όλη αυτή την προβληματική που βάζετε. Και την δύναμη του κράτους που υποστήριξατε συνεχώς, αν ήταν μέσα στο Απιθήτα κλπ. Εγώ θα ήθελα να την Βρυτανία, αλλά δεν είναι η ώρα αυτή τώρα. Συνεπώς, δεν, δεν ε, μιλάω για μία έννοια, μία έννοια ε, ε, πολιτικής και δημοκρατίας ως ε, μία επικοινωνία απλώς. Και η σύγκρουση είναι μέσα και βεβαίως, αλλά και η πολιτική ως επικοινωνία. Okay. Συνεπώς, ο πολίτης... Όλη αυτή η κριτική στην έννοια του πολίτη νομίζω ότι ε, μπορώ να σα απαντήσω με αυτήν την έννοια. Δεν, ε, ε, υπο, δεν ε, υποτιμώ καθόλου τη διαδικασία τη σύγκρουση, γι' αυτό αναφέρθηκε και στα πάντα νωρίτερα με τον Σπινόδο κτλ. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι διδάσκουμε πραγματικά από την ερώτηση του Αλέχου Καρδαισιάδη, ο οποίο είπε κατάλαβε πάρα πολύ καλά τι είπα και προσθέτει κάτι. Λέει πολύ καλά όλο αυτό με την δημοκρατία, με τα δικαιώματα, την διατομική δηλαδή διεκδίκηση α τη δημοκρατία, αλλά πρέπει να υπάρχει πάντοτε. Ο οδηγό του άμεσου δημοκρατικού προτάγματο, ε, αν καλά, αυτό πράγματι είναι πραγματική ουσιαστική συζήτηση και εμπειρία. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα λίγο τώρα να πω, ε, ίσω δυο λόγια παραπάνω, διότι από αυτό που λέω λέγω, πραγματικά εδώ η, πραγ, η συζήτηση για τα υποκείμενα, για τι επικοινωνικότητε, για τι αυτοτέρε παίρνει μια ουσιαστική διάσταση πάρα πολύ ξεκάθαρη η Ηθική μπορεί να προτείνει κάποιο. Τι ηθικότητα, τι τρόπο δράση πολιτικών μπορεί να προτείνει κάποιο. Και όταν λέω λέγοντα ότι το πρόταγμα, το άμεσο δημοκρατικό πρόταγμα είναι εκεί πάντοτε για να δείχνει, για να δείχνει είπε. Λοιπόν, πράγματι το άμεσο δημοκρατικό πρόταγμα έχει το χαρακτήρα μια ηθική, όχι καντιανή όπου αυτό που κάνω εγώ ζητώ να γίνει μια ε, καθολική αξία και μέσω αυτή να παραδειγματιστούν όλοι οι άλλοι. Η καλύτερα να την εφαρμόσουν οι υποτασσόμενοι. Το άμεσο δημοκρατικό πρόγραμμα υπάρχει εκεί. Προσέξτε τώρα ένα άλλο μοντέλο ηθικότητα που προτείνει αυτό που λέει. Το άμεσο δημοκρατικό πρόγραμμα υπάρχει εκεί και δείχνει τον εαυτό του. Δουλεύουμε στο Κοινωνικό Ιατρικό Αλληλεγγύη, θα πούνε όσοι δουλεύουν στο Κοινωνικό Ιατρικό Αλληλεγγύη, δεν θέλουμε κανένα καπέλωμα. Και αυτό που κάνουμε δείχνει την ηθικότητα τη πράξη μα. Η ηθικότητα της πράξης μας επεκτείνεται από μόνη τη και θα συναντήσει άλλου. η παραδειγματικότητα. Αυτό του είδους η επιτελεστικότητα είναι η νέα ηθική που βρίσκουμε και στην πλατεία τα στο στον κορέα του Τελσόρτια και τα λοιπά, και σε όλα τα μεσοδημοκρατικά προτάγματα. Δεν είναι λοιπόν ένα πρόταγμα κενό καντιανού τύπου. Είναι κάτι που βρίσκεται εκεί, δείχ, δουλεύει και δείχνει τον εαυτό του. Δεν ζητάει που κάτι να τον ακολουθήσει μέσω ενό καθολικού καντιανού. Είναι τελείω διαφορετική ηθική, διατομική ηθική, σχεσιακή ηθική, νέο μοντέλο ηθικής. Και ευχαριστώ τον Αλέχο για αυτό το πράγμα που είπε. Το τρίτο που έχει άμεση σχέση με αυτό το στοιχείο ηθικής, και μην, όταν λέμε ηθική εννοούμε έθιξη, δεν εννοούμε το moral να κομπλάρεται επειδή λέμε ηθική, δεν εννοούμε το χριστιανικό και αυτό που λέμε morality, εννοούμε τρόπου πολιτική δράση, πολιτικέ ηθικέ κτλ. Με αυτή την έννοια απαντώ στην εξίσου σπουδαία ερώτηση, τι συνδέει τι πλατείε που είπατε. Ε, δεν αφιβάλλω ότι η οικονομική κρίση είναι ω καταλήτης, ω φόντο κτλ. αλλά η αντίληψη μου είναι διαφορετική. Αυτό που συνδέει τα πράγματα είναι η πολιτική. Γιατί ούμισε εξ αρχής, ότι είναι συνάντηση και τα λοιπά, είναι μια διαφορετική, κατά τη γνώμη μου, αρξιστική αντίληψη, αλλά λίγο διαφορετική από την παραδοσιακή. Δεν είναι το φόντο η κοινή αιτία, η κοινή αιτία. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε μια κοινή αιτία που είναι η οικονομική κρίση. Η οικονομική κρίση είναι το φόντο πραγματικά, μαξιστικά, οικονομικά, ω ανάλυση. Αλλά αυτό που τα συνδέει είναι η ίδια η πολιτική. Με αυτή την έννοια, αυτό που δείχνει η πλατεία Ταχθή, όπω πολύ σωστά το είπε με ιδιαίτερο τρόπο ο, ο Σάββα, επικοινώνησαν με το Occupy, δεν επικοινώνησε επειδή έχουν Ιντερνετ ή έχουν κινητά. Επικοινώνησε γιατί το συνδέει ο ίδιο τρόπο πολιτική. Που περιγράψαμε όλη, με όλη την εισήγηση περί πολιτική δημοκρατία νέων τρόπων επικοινωνικότητα προηγουμένω, για δυναμώσει κτλ, κτλ, κτλ. Άρα, άρα επικοινωνούν αφενό μεν με τον ίδιο τρόπο πολιτική που αναδεικνύεται από τα κάτω και επικοινωνούν και με έναν άλλο τρόπο που είναι λίγο διαφορετικό. Αν παρατηρήσετε, λέγανε αξιοπρέπεια στην ελληνική και ω ελληνικό σύνταγμα, indignant, indignity, dignity στην Ισπανία. Και κάραμα στις αραβικέ πατρίε που είναι το ίδιο πράγμα μπορεί να διαφέρουν οι είναι πολυπίκυλε, να το ζητήσουμε το έχουμε κάνει με τέτοια έρευνα, αλλά υπάρχει ένα κοινό σημείο. Αυτή η σημασία τη αξιοπρέπεια, τη δίγνητη, ή κάραμα στις, ε, στις, ε, στην Ταχρήλ και στην Τινησία, ξεκίνησε στην Τινησία με τη δολοφονία που έλεγε, η κάραμα. Είναι η έννοια τη αξιοπρέπεια που και αυτήν δεν πρέπει να την αντιληφθούμε καντιανά ω δεδομένη απριόρι αξία με βάση την οποία συνδέονται όπω είπαμε, αλλά μια αξία που παράγεται. Μια αξία, μια ιδέα, δηλαδή ένα ηθικό ζήτημα που παράγεται από τα κάτω σε κάθε περίπτωση με διαφορετικό τρόπο και γι' αυτό έχει διαφορετικέ σημασίε. Λίγο διαφορετικά η αγανάκτηση αξιοπρέπεια στην Ελλάδα, λίγο διαφορετικά στην Πορτογαλία του στροπ, και λίγο διαφορετικά. Αλλά οπωσδήποτε υπάρχουν. Και λοιπόν, καταλήγω. Και λοιπόν, η ίδια η πολιτική είναι ο τρόπο που τα συνδέει τα πράγματα και όχι μια βασική οικονομική αιτία. Και οι ίδιε οι ηθικέ αξίε που προέκυψαν ω πολιτικέ ηθικέ αξίε, μια νέα πολιτική ηθική. Είναι κατά τη γνώμη μου ένα επιπρόσθετο στοιχείο τη μεγάλη αυτών των πλατιών και των επαναστάσεων των Δημοκρατών που λέω εγώ ω παράδειγμα ιστορικό μακράς εμβέλεια. Mm -hmm. Με αυτήν την έννοια. Ευχαριστώ. Όπω ε, είπατε, πολλά προβλήματα που δεν μα έχουμε τον χρόνο να τα βαδιάσουμε κι εγώ. Λίγα θα θίξω. Καταρχά, ε, δεν πιστεύω ότι είμαστε πολίτες σήμερα. Στην προσέγγιση στη δικιά μου, αυτό το οποίο είμαστε μέσα σε αυτό το σύστημα εδώ, είμαστε υπήκοοι. Είμαστε υπήκοοι, υπάκουβα όργανα, αντιθέτω ασχέτω μάλλον αν αντιδρούμε και με τον ένα οποιοδήποτε τρόπο, ο καθένα μπορεί. Ε, το πρόβλημα λοιπόν που μπαίνει ε, στην προσέγγιση στη δικιά μου για άμεση δημοκρατία είναι και το να γίνουμε πολίτε. Και όχι να μείνουμε ε, υπήκοοι, έστω αντιδρώντε, έστω απεργώντε, έστω οτιδήποτε. Πολίτε μόνο στην άμεση δημοκρατία μπορεί να γίνουμε γιατί εκεί είναι η αληθή. Έννοια του πολίτη. Και ο πολίτη σημαίνει αυτό που ασκεί εξουσία. Συμμετέχει στην εξουσία, λαμβάνει μέρος τη αποφάση, στη θέσπιση των νόμων, στον έλεγχο τη εξουσία και όλα τα σχετικά. Όσον αφορά τι πλατείε. Οι πλατείε ε, έθεσαν. Δεν είναι η άμεση δημοκρατία οι πλατείες Έθεσαν το αίτημα για άμεση δημοκρατία, το πρόταγμα τη άμεση δημοκρατία. Και αυτό ακριβώ είναι το σημαντικό. Πριν πω αυτό. Να πω για τον Γιάννη Τσόμ που ακούστηκε εδώ. Αυτοί οι οποίοι συγκεντρώνονται εκεί δεν σημαίνει ότι είναι άμεση δημοκρατία. Αυτοί είναι μια ομάδα ανθρώπων, έτσι. Καλώ κάνει και συγκεντρώνονται, δεν μπορούμε να του απαγορεύσουμε, αλλά αυτοί δεν θέσαν το αίτημα για άμεση δημοκρατία. Αποφασίσανε αυτό που αποφασίσανε, ό,τι αποφασίσανε. Με τον ίδιο τρόπο όμω. Δηλαδή, σημαίνει. Ότι... Ναι, όμω αυτό δεν είναι άμεση δημοκρατία. Είναι η άμεση δημοκρατία, όπως εγώ την είπα, είναι πολίτευμα, είναι κοινωνία και άτομα δημοκρατικά. Έτσι. Αυτά τα άτομα δεν είναι δημοκρατικά. Είναι μέσα στην ίδια κοινωνία. Θα δουν μετά την τηλεόραση, θα πάνε να ψηφίσουν για το αντιπροσωπικό και το κόμμα τους. Έτσι είναι άλλο. Βεβαίω καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Είναι θεωρητικό αυτό που Συγγνώμη που, είναι θεωρητικό πρακτικά. Αν δεν υπάρχει κάποια υποδομή, θα σβήσει αυτό το σε... Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Εδώ, εδώ και έναν αιώνα. Εδώ, ναι, αυτό, ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Στήκω, δεν είναι πρόβλημα. Εάν δεν υπάρχει υποδομή για κάποια έτσι δεν γίνεται. Όσον αφορά τώρα τι πλατείε που ακούστηκαν διάφορα, εγώ τουλάχιστον δεν θα μιλήσω προσωπικά. Συμμετείχα και τρει-τέσσερι εβδομάδε στην πλατεία συντάγματο σε διάφορε ομάδε και στη συνέλευση. Δεν είδα αυτά τα αρνητικά, εκτό και αν ξέρω από τα αναγκαστικά μου εμένα, ε, ή μάλλον δεν τα βλέπω ω αρνητικά. Δηλαδή, ε, κατά τη γνώμη μου, ε, καλώ έκανε η συνέλευση του συντάγματο, η συνελεύση του συντάγματο, κάτω μιλάω την απάνω έτσι που έβαλε το θέμα όχι κόμματα, όχι συνδικαλιστές. Διότι μέσα εκεί και σε κάθε τέτοια συνέλευση που θέλει να γίνεται δημοκρατική ή αξιοδημοκρατική, είσαι ως πρόσωπο, όχι ως αντιπρόσωπος και ούτε ως εκπρόσωπος κάποιου κόμματος ή κάποιες οργάνωσης. Αυτό είναι το βασικό πρέπει να δούμε. Είσαι ω πρόσωπο εκεί. Και εκεί ήτανε ανοιχτής Και βεβαίω, θεωρώ πολύ ανήθικη, πολιτικό ή οτιδήποτε άλλο, την έλευση ενός κόμματος να επιβάλλει να πούμε αυτό που αυτό νομίζει ενώ η συνέλευση έχει διαφορετικό πράγμα. Ένα αυτό. Δεύτερο μάλλον αυτό. Όσο να φάμε μια άλλη ερώτηση που έγινε όσον αφορά την ταξική πάλη και το πολιτικό στοιχείο. τίποτα αυτό είναι μέσα σε μια κοινωνία και υπάρχουν αυτές οι αδυναμίες αυτή τη κοινωνία στην οποία ζούμε. Για να έρθω σε αυτό και νομίζω εδώ πέρα μας ε, μας επιτρέπει να διακρίνουμε καλύτερα τι σημαίνει άμεση δημοκρατία, είναι εκεί που ταυτίζεται η συνέλευση, ταυτίζεται το πολιτικό με το κοινωνικό. Ενώ μέσα στο σύστημα αυτό που ζούμε και μέσα στο σύστημα το κομμουνιστικό που υπήρξε, όπως υπήρξε, μέσα στο σύστημα το σοσιαλιστικό στη σοσιαλδημοκρατία, σε όλα τα άλλα πολιτέματα και καταστώτα, αυτός ο διαχωρισμός υπάρχει. Υπάρχει ο του πολιτικού και του κοινωνικού. Στην άμεση δημοκρατία, στη συνέλευση, ταυτίζεται το κοινωνικό με το πολιτικό. Είναι κοινωνικό πολιτικό σώμα. Έτσι λειτουργεί. Και εκεί θα βάλει τα οποιαδήποτε ζητήματα και τι θα το Είναι ελεύθερο να το δεχθεί η συνέλευση. Τι? Να πείσει, όχι να επιβάλλει εκ των άνω. Ε, το πολιτικό υποκείμενο, πώ δημιουργείται αυτό το πολιτικό υποκείμενο, το περίφημο ακριβώ. Νομίζω ότι δημιουργείται με την αυτοοργάνωσή του και τον αυτοκαθορισμό του. Δεν θα δημιουργηθεί από κάποια πρωτοπορία που έχει εκ των προτέρων αποφασίσει κάποιο σχέδιο, αλλά θα έχουν αποτύχει. Τι ήταν ο σοσιαλισμό Η αποτυχία αυτή ήταν. Η αποτυχία τη εκ των κάτω αυτοοργάνωση και αυτοπροορισμού των ανθρώπων. Του πλήθου, ε, του Δήμου. Πες τα τω θέλετε. Δεν ξέρουμε τι θα αναφύγει, όποιοι είναι μέσα. Έτσι. Δεν μπορούμε να πούμε σήμερα ότι είναι κάποιο συγκεκριμένο υποκείμενο και αυτό έχει αποτύχει. Έτσι. Το υποκείμενο το περίφημο του Μάρξ για τη συνεργατική τάξη έχει αποτύχει και αυτό. Πρέπει λοιπόν να τα δούμε όλα αυτά. Είναι μαζεμένα όλα. Πώ λοιπόν σχηματίζεται το πολιτικό υποκείμενο. Μέσα από την αυτοσυνείδησή του, μέσα από την αυτοόργανωσή του και την πάλη του εναντίον τη εξουσία και με το συγκεκριμένο πρόταγμα. Το πρόταγμα τη δημοκρατία. Όχι επί προσώπους, όχι κόμματα, όχι ιδεολογίε αλωτριωτικέ. Να μην αλωτριώνει την εξουσία του και το δικό του το κίνημα. Τον εαυτό του δηλαδή. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έτσι σχηματίζεται το πολιτικό υποκείμενο. Διαφορετικά. Θα σχηματιστεί κάποιο κόμμα, κάποια γραφειοκρατία που θα επιβληθεί εκ των άνω και θα καθορίσει τι μετέπειτα εξελίξεις όπω έγινε στη Ρωσία, όπω έγινε σε όλα τα μετέπειτα καθεστώτα και όπου, οτιδήποτε άλλο. Και βεβαίω, εντάξει, μπορεί ο καθένα να έχει τι απόψει, αλλά δεν μπορούμε να λέμε εδώ πέρα τώρα. Ε, ε, ε, τουλάχιστον εγώ για μένα, να έτσι. Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί με τον γιατί υπήρξαν πολλά θύματα, 20 εκατομμύρια, είναι διαπιστωμένα αυτά τα πράγματα και δεν είναι. Ε, δεν είναι ψεύδι της τον και των Αμερικάνων. Είναι όλοι η ΣΥΑ Δεν σας διέκοψα. Συγνώμη. Δεν σας διέκοψα έτσι. Ε, 20 εκατομμύρια στα στρατόπεδα στα Κουλάκ, ανελευθερία πλήρης, χωρίς, ελευθερία, χωρίς αστικά και ελεύθερα δικαιώματα, με τα ψυχιατρία, με ε, όλη την εκτελεστική επιτροπή την Κεντρική Επιτροπή Εκτελεσμένη και δεν θέλω να επιδιώσω αυτό το πράγμα. περιπτώσει, προσωπικά βγάζω αυτό το πράγμα. Και για να τελειώσω, πιστεύω λοιπόν ότι το σημαντικό είναι να δούμε οπωσδήποτε την ιστορία, τι έχει γίνει, να τη δούμε όμως μέσα από ε, διάφορες απόψει και συζητήσεις ελεύθερας. Όχι μέσα από κομματικά φίλτρα ή μέσα από αυτά που νομίζουν. Και για να το δούμε όμως αυτό πρέπει να αποκτήσουμε ένα όραμα. Το όραμα για το μέλλον. Χωρί αυτό το όραμα δεν μπορεί να γίνει και η εμπειρία του παρελθόν τη ιστορία. Και η ιστορία εδώ πέρα δεν είναι κάτι που γίνεται εκτό έξω από μα, γίνεται με την ευθύνη τη δικιά μα. Η ιστορία δεν είναι κάτι που γίνεται από κάποιο πρόσωπο πράγμα. Γίνεται από ανθρώπου οι οποίοι θέλουν να επιβάλουν κάτι, επιθυμούν κάτι και έχουν ένα όραμα. Και γι' αυτό αγωνίζονται. Αυτή η στιγμή δυσκώς, δεν υπάρχει αυτό το όραμα. Οι δηλαδή στο βάλαν αυτό το όραμα. Άμεσα δημοκρατία. Δεν βάλανε ούτε κομμουνισμό, ούτε σοσιαλισμό. Ούτε στην Ταχρήρ, ούτε στην ΟΚΙΠΑΗ. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Αυτά τα πράγματα πιστεύω είναι ξεκαθαρισμένα. Έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Χωρί δημοκρατία, συμμετοχή όλων των ανθρώπων, ισότιμα με ε, ελευθερία πλήρη, δεν μπορεί να γίνει δημοκρατία. Θα γίνει κάτι άλλο. Όμω εγώ μιλάω για τη δημοκρατία την άμεση. Και για να τελειώσω, να μην σα γιατί όλοι μα έχουμε κουραστεί, ε, πιστεύω ότι το πρόβλημα στο οποίο έχουμε να απαντήσουμε είναι το εξή. Η μάλλον για να μην πω αυτό, ε, οι πλατείε λοιπόν, δεν ήταν απολυτικό όπω συνήθως λέγεται, ήταν ακομματικό, ναι, και καλό ήταν. Απολυτικό δεν ήταν. Ήτανε, ήτανε πολιτικέ συζητήσει, καταπληκτικέ συζητήσει, αναλύσει. Εγώ τουλάχιστον συμμετείχα εκεί και πάρα πολλά πράγματα πήρα προσωπικώ. Λοιπόν, το πρόβλημα το οποίο έχουμε να απαντήσουμε είναι το εξής, νομίζω. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Το ερώτημα μάλλον. Ε, μπορούμε να αναθέτουμε τη συνείδησή μας για λίγο, για πάντα ή έστω για μεγάλο διάστημα σε κάποιον αντιπρόσωπο, κόμμα ή οτιδήποτε. Αυτό είναι το ερώτημα που έχουμε να απαντήσουμε. Ο καπιταλισμός, η σημερινή ολιγαρχία, τα κομμουνιστικά κόμματα τα σοσιαλιστικά κόμματα λένε ότι ναι, μπορούμε να πρέπει να διαθέτουμε τη συνείδησή μας για να την αναθέτουμε. Το ρέτομα όμως που είναι, είναι το εξής. Για ποιο λόγο διαθέτουμε συνείδηση. Σε αυτό πρέπει να απαντήσουμε. Αυτοί που σας είπα προηγουμένω λένε ότι διαθέτουμε συνείδηση για να την αναθέτουμε. Η δημοκρατική εντύπιση είναι ότι... Διαθέτουμε συνείδηση για την ασκούμε εμεί οι ίδιοι. Να μην την αναθέτουμε ούτε στο κόμμα, ούτε στον αντιπρόσωπο, ούτε στον γραφειοκράτη, ούτε πουθενά. Διότι τότε δεν είμαστε πολίτε, είμαστε υπήκοοι, είμαστε δούλοι. Πολιτικώ δούλοι. Αυτό είναι το, το αίτημα. Αυτό πήγε και εξακολουθεί να συζητείται και νομίζω εδώ πρέπει να συζητήσουμε. Κατά πόσο πώ μπορεί να πραγματοθεί αυτό που είναι μεγάλη συζήτηση και πώ μπορούμε να περχωρήσουμε στην πραγμάτωση αυτής της, αυτού του πολιτέματο. Έτσι, όχι μόνο των ιδεών. Καλό είναι να κουβεντιάζουμε εδώ, είναι πολύ ωραίο να κουβεντιάζουμε για δημοκρατία, αλλά σημασία έχει και η άλλη πράξη. Και αυτή η πράξη δεν πρέπει να την ξεχνάμε. Αυτό είναι το σημαντικό. Και εκεί, πάνω είναι το κύριο. Μπορούμε εμεί. Εκεί έχουμε να απαντήσουμε. Και αν δεν μπορούμε εμεί, τότε ποιο μπορεί. Και αν δεν θέλουμε την άμεση δημοκρατία, τότε τι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό πιστεύω είναι το όραμα που πρέπει να αποκτήσουμε. Εμεί ήδη αυτό αυτοοργανωνόμαστε. Εμείς ήδη θέλουμε αυτό, την αυτοκυβέρνηση, αυτοθέσμιση, αυτοκυριαρχία και τα σχετικά που είναι επιμέρους, που είναι η αυτοδιαχείριση. Σας ευχαριστώ. Ε, μια τελευταία ε, ευχαριστούμε πολύ τους ομιλητές. Θα συμπληρώσει κάτι ο Βασίλης. Επειδή, ε, γνώμη που διέκοψα το ομιλητή, Αυ... Έγινε αθόρμητα. Σε πάνελ που συμμετείχαμε με τον Μαρκέτο, ο οποίο μόνο στα δεν είναι. Τροχιστή, νομίζω είναι ένα από Όχι, όχι, δεν είναι. Εν ε, στα ελληνικό. Λι... <laughs> στα... δεν είναι. Ανέφερε ότι <laughs> σύμφωνα, σύμφωνα με ε, έρευνε επιστημονικέ, σοβαρέ και όχι προπαγανδιστικέ, σε όλο το διάστημα τη στα ελληνική περίοδου εξόριστη φυλακισμένη εκτελεσμένη είναι 2,5 εκατομμύρια. Ε, δεν θα πω αν είναι πολύ λίγοι. Θα πω μόνο όπω ο ίδιο ο ότι αυτή τη στιγμή στι ΗΠΑ υπάρχουν 3,5 εκατομμύρια φυλακισμένοι. Α κάνει κανεί αναγωγή αυτών 3,5 εκατομμύρια σε 30 χρόνια, για να βρει αν είναι πολύ λίγη, πολλά λίγα τα 2,5 εκατομμύρια των 30 χρόνων. Δεύτερο, τη σχέση με τι πλατείε. Ένα πράγμα. Πώ εξηγείται η ισότητα όταν καλούθαν διάφοροι ομιλητέ, ειδικοί και αποσχολούσαν τον καρατοπύργο από 2-3 ώρε ο καθένα. Ανοίγοντα σε συγκεκριμένε πολιτικέ και ιδεολογικέ τάσει που αναδείχθηκαν στη συνέχεια σε κόμματα και μιλάγανε επειδή ποια ισότητα υπήρχε. Χωρί να μηδενίζω καθόλου, καθόλου τη σημασία αυτή τη εξέλιξη που τη βρίσκω όπω ανέφερε ο Σάμα όταν έγινε τον Ιούνιο η συνάντηση των δρόμων με τι πλατείε, τότε δημιουργήθηκε κρίση στο πολιτικό σύστημα. Ε, Καταρχά, ε, αναφέρεται σε εκδηλώσει που έγινε στο Σύνταγμα ε, που έγινε όπω εδώ πέρα. Στο οποίο υπήρχε πάνελ, εκεί ήταν άλλο ο χρόνο ομιλία. Έτσι, ήταν άλλο ο χρόνο ομιλία. Μην τα μπερδέψετε τα πράγματα. Άλλο στη συνελεύσει που είχε ο καθένα στο δικό του το χρόνο που ήταν τρία λεπτά στον καθένα. Και άλλο στο πάνελ που υπήρχε εκεί πέρα. Κοβεντιάζανε άλλο πράγμα. Έτσι, το πάνελ ήταν άλλο πράγμα όπω εμεί εδώ που είχαμε ένα περιορισμένο χρόνο. Εντάξει. Και όσον αφορά το θέμα τη Αμερική και του Άγγιου, δεν είναι προσωπικό το θέμα, είναι ποιοτικό. Και ένα ακόμα να υπήρχε, ένα ακόμα. Έτσι, αυτό. Ευχαριστούμε για τον πολύ ζωντανό διάλογο και όλους εσά που συμμετείχατε. Θα ανεβάσουμε στο διαδίκτυο τη συζήτηση για να συνεχιστεί και περαιτέρω. Καλό βράδυ.